Λοιπόν, ξεκινάμε. Ε, καλασίζατε στο ε, meeting του Ελληνικού για Κυριακή, 24 Οκτωβρίου. Ε, να πάμε γρήγορα-γρήγορα ε, στην ατζέντα που θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, πρώτα θα, πούμε, θα κάνουμε μια, μια, μικρό, μια μικρή περίληψη της πρόοδου των ομάδων και αυτό θα γίνεται σε κάθε meeting από εδώ και στο εξής όπου οι coordinators, οι συντονιστές κάθε ομάδα θα, θα δίνουν μια αναφορά για το τι, τι έχουν κάνει στο, στο διάστημα από το προηγούμενο meeting. Μετά θα μιλήσουμε λίγο για το φόρουμ, να το λοντανέψουμε λίγο, να αρχίσουμε να βάζουμε πράγματα και να το ενεργοποιούμε. Συν, συνέχεια θα πούμε για την πιθανή διοργάνωση μιας φυσική δράση, όπως είχε συζητηθεί σε Παλιότερο meeting. Ε, μας κάτω, το τέσσερα θα το συμπτύξω με το άλλο. Ε, έχει να κάνει με την, ε, κάποια μεθοδολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε ένα μπούσουλα σε κάθε project που αναλαμβάνουμε, το ώστε να μα διευκολύνει. Μετά θα μιλήσουμε λίγο για το ζήτημα συντονιστή ή εκπροσώπου του chapter μα. Ε, θα πάρουμε ένα update από το Φώτι πάνω στο πόρταλ των κινημάτων και των blog στη συνέχεια και στο τέλος θα, αν κάποιος θέλει να δηλώσει ενδιαφέρον για την επόμενη παρουσίαση. Πριν να στην ατζέντα, να σα πω ότι ε, στάλει το, η πρόταση του κλέαρχου σε όλους τους ε, international coordinators, δηλαδή και global Δηλαδή, Πίτερ Τζόζεφ, Μάτο, Γκίλμπερτ, Σάιμον, η Τζέν επίση από το Αμερικάνικο. Επιγραμματικά, τι πρόκειται, Κώστα, για αυτού που δεν γνωρίζουν που είναι εδώ, Επιγραμματικά. Ναι, είναι μια πρόταση ουσιαστικά ε, επίλυση του ελληνικού προβλήματος κατά κάποιο τρόπο, μιας πρότασης συνεργασίας, που έχει να κάνει ότι το TGMGR θα αποτελέσει ουσιαστικά το chapter του ελληνικού κινήματος, το chapter του κινήματος στην Ελλάδα, και το designcastmovima.gr, το οποίο είναι τώρα το, το επίσημο τμήμα το του το κινήματος στην Ελλάδα, θα πάρει ένα ρόλο επιστημονικών project, αλλά TVP, και θα επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι. Και ποια είναι τα νέα που έχουμε σε σχέση με αυτά. Ε, δεν έχει ε, απαντήσει κάποιος ε, ούτε από το βασικά και στο GR. Ε, ξέρω θα το πω αυτό. Εστάλει και στο ε, GR. Και εντάξει, περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουμε κάποιο feedback ή από κάποιον ε, international coordinator ή από το ίδιο το GR. Προς το παρόν ε, δεν έχουμε κάτι εστάλει το, το ο Γιλμπερτλίπιε. έκανε καμία ενέργεια... Ναι, θα επιστρέψεις την επόμενη εβδομάδα. Κλερ, έκανε καμία ενέργεια, όπως αυτή που λέγαμε με το mail την προηγούμενη φορά, οπότε να γίνει αντιληπτό. το είπε τώρα, Έβαλε urgent. Οκ. Ξεκινάμε. Ναι, νομίζω μετά την... Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο πάνω στο... ή να ρωτήσει κάτι πάνω στην πρόταση αυτή επιπλέον. Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια αντίδραση σε κάποια στιγμή. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πανώ προσπαθούν, προσπαθούν οπωσδήποτε να εσωματώσουν τι δικέ μα σκέψει, τη δική μα ομάδα με τη, με τη δική του, την ομάδα των Τζιάρπερ, από ό,τι κατάλαβα, ο Γκίμπερ και οι άλλοι. Ειδικότερα... Ό,τι είναι τετωτάτων, ελπίζω να γίνει γρήγορα. Ε, Γενικότητα προσπαθούν να υπάρχει μια συνεργασία να καταλήξουμε όλοι σε κάποια συμφωνία μεταξύ μα. Τώρα δεν ξέρω αν στο τέλο θα γίνει κάτι τέτοιο. Ε, θα δούμε. Εδώ θα ήθελα να, να, να πω Εδώ. ότι η σχετική συνεργασία έχει και σκοπό ότι το ξεκαθάρισμα των ρόλων. Ποιο θα κάνει τι έτσι. Ε, αυτή η πρόταση δηλαδή είναι και τα δύο. Ούτω ώστε κανένα να μπαίνει στα πόδια του άλλου όταν δεν χρειάζεται. Όλοι να βοηθούν και να αποτείνονται σε αυτόν τον οποίο είναι. Ε, υπεύθυνο σε κάτι και ούτω καθεξής. Ε, λίγο επιγραμματικά, αν μπορείς, ε, μπορείς λίγο να περιγράψεις επειδή ξέρεις τη σχέση του πορτογαλικού chapter με το Future, future Agora. Ε, το μόνο που ξέρω είναι ότι το Future Agora ε, τους κάνει κάποια προτεκτάκια προς το παρόν μικρά σε θέματα γεωργίας και καλλιεργιών νομίζω. Το σίγουρο είναι ότι βοηθάνε με την τύπωση T-shirts ε, και διαφόρων τέτοιων merchandising και υπάρχει κάποιο σχετικό πολύ μικρό κέρδο για να ε, συνεχίζεται, για να, να το λένε, αυτό το η NPO αλλά τα μπουλζάκια τα, τα, τα δίνουν πολύ φθηνά δηλαδή. Ε, Επίση ξέρω ότι αν δεν έχει γίνει ακόμα εν, ενδέχεται να αρχίσουν οι συναντήσεις του με το, με το Venus Project, με τη Roxanne καθώς και, και στο, στα, στα meeting αυτά θα ε, έ, άκουσα ότι θα είναι και μία ελληνική ομάδα, όπου θεωρεί, ε, λογικά ε, είναι η ομάδα του GR. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε, Κώστα. Έστειλα ε, ε, ένα link στο chat. Ε, από όσο είδα κάτι παρόμοιο, έχει και η Γαλλία, τουλάχιστον σαν σκέψη, οπότε μπορεί μπορεί και ο οποιοσδήποτε να ρίξει μια ματιά για να πάρει μια ιδέα, μια δεύτερη πτυχηγόνια. Για το ποιος ήταν ο ρόλος του... του GR σε αυτή την πρόταση που έχουμε κάνει. Πάνω κάτω Κώστα και την... νομίζω ότι την ανταπόκριση του GR σε αυτή την πρόταση την γνωρίζουμε όλοι. Προσωπικά για μένα θα ήταν τεράστια έκπληξη αν υπήρχε κάποια θετικότητα και κάποια θετική ανταπόκριση οπότε καλή αναμονή, αλλά θα έλεγα να μην ευελπιστούμε σε τέτοιου είδους ε, ε, ε, εκπληκτικές αλλαγές νοτροπίες ακριβώς ακριβώς και προσωπικά δεν περιμένω κάτι για αυτό, για αυτό το λόγο το σκέφτηκα αυτό σαν ένα ε, ακόμα ξεβρόστιασμα ε, να να το πούμε μια έτσι, μια ε, μια άλλη, άλλη μια απόδειξη προς το διεθνές εξού και ε, οι, οι παραλήπτες ε, ότι ρε παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει καλά πόσο ε, πόσο radical είναι αυτό το πράγμα το Zeitgeist Movement ε, θα έλεγα τώρα... βέβαια πες φωτι με ε, εγώ περισσότερο το προσεγγίζω εξή ότι από την πλευρά μας κάνουμε αυτό το οποίο και εκφράζω αυτό το οποίο θεωρούμε σωστό Και αυτό που θεωρούμε σωστό είναι ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ένα ε, διαχωρισμός και συγχρόνωσε ενότητα ε, και από εκεί πέρα ό,τι βγάλει αυτό θα είναι ό,τι βγάλει αυτό τέλος πάντων. Ε, εγώ δεν το βίωσα έτσι, σαν σκοπιμότητα εκ μέρου μας, νόμιζα ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό προτείνουμε όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Δεν θα το βλέπω δηλαδή ότι το κάναμε με κάποιο σκοπό να καταφέρουμε κάτι, όσο ότι είναι εντελώ φυσιολογικό στη δεδομένη κατάσταση να προτείνεται κάτι τέτοιο. Άλλωστε, νομίζω και αυτοί οι ίδιοι ουσιαστικά από μόνοι του δείχνουν να πηγαίνουν προ την κατεύθυνση, έτσι. Ακριβώ. Ε, είπα να το γράψω στο chat, αλλά μια που έχουμε. Ε, δεν ξεκίνησε ακόμα ουσιαστικά, γιατί δεν περάσαμε με το topic. Θέμα συνύπραξη, ε, αγαπητοί ομοειδάτε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψουν ή να το δεχθούν. Θα θελήσουν όπω και τώρα, και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα, να έχουν την πρωτοκαθεδρία σε όλα, είτε αυτό λέγεται εκείνη είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση θετική ανταπόκριση σε κάτι τέτοιο. Ούτε διαχωρισμού ρόλων, ούτε τίποτα άλλο. Μην ονειρευόμαστε πράγματα τα οποία θα το ακούσει. Τι θα το πούνε, δεν θα το πούνε με αυτόν τον τρόπο, θα το πούνε με άλλο. Εδώ είχαν μπει η στο τίμη Φίκτο την πρώτη φορά και λέγανε: Δεν έχω τίποτα να απολογηθώ. Δεν έχω τίποτα να απολογηθώ. Αυτό τσύρισε η Γερμανία. Περιμένουμε τώρα ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι να ανταποκριθούν θετικά. Εδώ κατέβασαν το ΖΙΕΣΕΝ και θα ανταποκριθούν θετικά. Δεν υπάρχει και περίπτωση. Εντάξει, οκ, ε, ε, ε, ε, okay, ε, αλλά δεν σημαίνει και με αυτά που είπα πριν ότι περιμένω και εγώ τίποτα από το GR. Το, απλούσα το, που, το, απλούσα το, που λέω, το απλό που λέω είναι το εξή. ότι κάναμε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι λογικό να γίνει. Δεν περιμένουμε, κανένα δεν περιμένει ότι θα μπορέσει να υπάρξει συνύπραξη μαζί του, αλλά τέλος πάντων θέλω να το καταλαβαίνω έτσι, ότι από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι, δεν ευελυπιστώσε τίποτα, ούτε κι εγώ και νομίζω κανένας. Θα έλεγα, topic, yeah. ε, αρχή, θα έλεγα να περάσουμε στα topic και στη συζήτηση που είναι μέσα στα topic όπως είναι του συντονιστή. Εκεί μέσα ακριβώς να προκύψει και αυτή η συζήτηση εξορισμού θα υπάρχει και συζήτηση για αυτό το θέμα εκεί. Οπότε θα έλεγα να περάσουμε τα, τα topic, τα προηγούμενα που υπάρχουν για να υπάρχει και μια σχεδιά. Γιατί νομίζω ότι ξεκινήσαμε από το μεσαίο, ας πούμε. Ε, σιγά, ε, να πω κάτι λίγο πριν ξεκινήσουμε Παρατηρήσα ότι υπάρχει μια ακόμη συνάντηση στι 10 το ΝΑΤ ή κάτι προγραμματιστών ή οτιδήποτε. Ε, Απλώ λίγο επειδή δεν ξέρουμε πόση ώρα κρατάει το meeting των Πανελλίνων και επειδή ούτω ή άλλω αρχίζουμε και κάναμε ένα δεκάλεπτο αργότερα. Μήπω θα ήταν καλό να πάει πιο πίσω η ώρα εκείνη τη συνάντηση αυτών και της ενα δεκαλεπτο αργοτερα πάντων να γίνει πιο πισω η ωρα εκεινη τη συναντηση αυτων και τελο αν θέλετε να γινει πιο νωρι το Πανελίνιο meeting. Απλώ το αφήνω για αργότερα, δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό. Εντάξει, δεν, δεν τίθεται ζήτημα. Εγώ το έχω βάλει εκείνη την ώρα, ε, επειδή εντάξει η ε, ΕΚΑΖΟ ε, ε, θα κρατάει περίπου δύο ώρες least, το meeting, αλλά επειδή οι προγραμματιστές γνωριζόμαστε μεταξύ μα και επικοινωνούμε προς το παρόν, αυτό το meeting είναι λίγο πολύ ε, αφηρημένος κατά μία έννοια. Μη σαν okay. Λοιπόν, ε, πάμε στο πρώτο τοπικ. Πρόοδο των ομάδων. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι δύο ομάδες που λειτουργούν, θα έλεγα, είναι η μεταφραστική και η των προγραμματιστών. Οπότε, σαν ε, συντονιστή τη πρώτη, θα κάνω ένα μικρό, μια μικρή αναφορά, μια μικρή περίληψη του τι project υπάρχουν ενεργά αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, το, μεταφράσαμε το, το οργανόγραμμα από το Παγκόσμιο. Και μπορεί κάποιο να πάει στο Φόρουμ στην κατηγορία οργανωτικά θέματα και θα το βρει σε sticky. Μισό, λίγο να σα στείλει ένα link. Εγώ δεν Από το κανάλι, τα έβγαλε, δεν τα βλέπουμε τα topic. Ε, είναι πάνω-πάνω. Ανέφερα, πάνω. sorry. Καλησπέρα και στον Καρλό. Καλησπέρα, Καρονέ. Γεια χαρά. Ωραίο και εγώ. Γεια σου Καρονέ. Οπότε θα συνιστούσα όλα τα μέλη να το, να το διαβάσουν για να είναι γνώριοι με την γενικότερη λειτουργία και διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα χρησιμοποιήσουμε στο κίνημα. Ε, ένα άλλο project το οποίο έχει τελειώσει ας την κάνει το, η δεύτερη έκδοση η newsletter, απλά περιμένουμε το template από, το βουλγαρική, από τη βουλγαρική ομάδα. Και μετά θα σταλεί όλα τα 9.700 και πλέον μέλη στο παγκόσμιο καθώς και σε αυτά του TGMDR. Και αυτή τη στιγμή ενεργά project είναι το, το, TV, το site του devinusproject.com το οποίο προχωράει σχετικά καλά. Και το Orientation Guide το οποίο είναι μεταφρασμένο από τα. Είχε μεταφραστεί αρχικά από τα παιδιά του Ελλάς και τώρα ουσιαστικά εμεί θα το κάνουμε το proofreading για να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα. Αυτά από τη μεταφραστική. Τώρα, στους χρωματιστές, είναι και ο Βάρο εδώ που μπορεί να πει, άμα ξεχάσει κάτι μπορεί να πει. Το ε, social network. Έχει βάλει ο, ο Νίκος έχει βάλει τον dolphin, αλλά αυτό που μα είχε πει ο Γιάννη ο πάντζο στο σε προηγούμενο meeting. Απλά έχει κάποια προβληματάκια, μου είπε κάποια bugs και θέλει κάποιο configuration ε, έχει integration με facebook, αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος με το λογαριασμό του facebook να συνδεθεί στο δικό μας social network και κρυμμένεται νέα μας για το forum θα μιλήσουμε σε, σε επόμενο, στο επόμενο topic Αγγέλε ε, Κώστα, αυτό που είχαμε πει σε μια παλιότερη συνάντηση, αν φαίνονται ή όχι οι ομάδες μέσα στο, μέσα στο TGM, τελικά πριν υπάρχουν πιθανά, Μπορεί να τις δει κάποιος δηλαδή, όταν τα παίρνει στο site. Ε, βασικά στην κεντρική σελίδα του TGMGR, δηλαδή όταν μπει στην πρώτη σελίδα που έχει το slideshow και τις ε, ανακοινώσει. εκεί θα βρεις και ένα... Ε, μια ανακοίνωση που, λέει, ε, που έχει τις ομάδες περιγραφή και έχει ένα link στο άμα θέλει να πάει κάποιος να γραφτεί. Οκ, okay, thanks. Να σου πω, στα δύο κουβέντες για τον Νίκο τον Μποριώτη, αυτό που ρωτάει, ε, για το social network. Ναι. Ε, Νίκο έχει γίνει ε, συζήτηση παλιότερα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Υπήρχαν οι ε, ε, απόψεις δίσαντε τέλο πάντων. Αλλά ο λόγος που αποφασίστηκε τελικά να γίνει είναι να είναι κάτι πιο ελεύθερο για αυτούς που δεν θέλουν να είναι πολύ ενεργά, να είναι ενεργά μέλη και να συμμετέχουν, να μπορούν να αλλάσουν κάποιες απόψεις με κάποια άλλα μέλη, να στείλουν, να, στείλουν, να γράψουν κάποιο blog μόνοι τους. Είναι πιο ελεύθερο, κατά κάποιο τρόπο. Και να συμπληρώσω ότι το φόρουμ είναι εντελώς ξεχωριστό, δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις, Νίκο, αυτά. Είναι εντελώς ξεχωριστή κατάσταση, είναι για τα ενεργά μέλη, πρέπει να, να περάσει κάποιος κάποιο τεστ. Είναι εντελώς ξεχωριστή κατάσταση. Το φόρουμ απευθύνεται σε αυτού που θέλουν να κάνουν δουλειά. Το social network είναι για βιντεά και τα ε, Υπάρχει και γι' αυτό μια ανταγκαιότητα. Προχωρήσουμε, Κώστα. Κώστα, σύγγνω επειδή κάνω τη την καταγραφή λίγο για την ομάδα του προγραμματισμού, επειδή κατάλαβα κάποιους όρου. μπορείς, μπορείς να, καταλα... να επαναλάβεις την εξέλιξη. Ναι. Ε, στο, το, στην πλατφόρμα social network που έχει βάλει ο Νίκος, είναι η λέγεται Dolphin και είναι αυτή που είχε προταθεί από τον Μπάντζο. Και αυ... σε, την... σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, θέλει, κάποιες... θέλει ένα, ένα πλήθο ρυθμίσεων προκειμένου να είναι πλήρω λειτουργικό. Καθώ και έχει μερικά bugs από ό,τι μου ο δηλαδή κάποια σφάλματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε για να είναι εντελώ έτοιμο. Okay. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο φόρουμ. Ε... Έστειλα ένα post στο Google group του TGMGR που είχαμε φτιάξει αρχικά επειδή δεν υπήρχε το forum, δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα και δεδομένου ότι πλέον ε, είναι έτοιμο. Αυτό που θα ήθελα να παροτρύνω τα μέλη είναι να αρχίσουν να ε, μπαίνουν στο forum και να στέλνουν post στις ανάλογες κατηγορίες για τις οποίες, ε, τις οποίες ενδιαφέρονται, ας πούμε κάποιο μέλος της ομάδας, μου πούμε, και έχει κάποια ιδέα για κάποιο, προ... για κάποιο project μπορεί να μπει εκεί και να το στείλει. Εάν να θέλει να θεωρεί ότι κάποιο άρθρο ή κάποια είδηση είναι σχετική και θα μπορούσε να δημοσιευτεί, όπως έκανε ο Γιώργος, ο, ο Κοντέι, θα yeah. μπορεί να τη στείλει στην ανάλογη κατηγορία. Για να μπει στο forum, ε, όπως είπε και ο Φώσος πριν από λίγο, θα πρέπει να... το μέλος να περάσει κάποιο test, είναι ένα τεστ ε... Ε, γνώσων κατά κάποιο τρόπο και όλες, όλο το υλικό προκειμένου να ε, βρει τι απαντήσεις είναι φυσικά ελεύθερο διαθέσιμο και ε, όταν μπει κάποιος στο quiz θα δει ποια είναι τα κείμενα που θα πρέπει να πάει να διαβάσει για να μπορέσει να το περάσει. Ένα, δύο ερωτήσεις. Πού το κάνουμε αυτό το τεστ και από ό,τι κατάλαβα ότι δεν θα γίνονται από το Google Groups τώρα οι ομιλίε από εδώ και πέρα ας πούμε κλίμα της μετάφρασης, θα γίνονται από το Φόρουμ? Το πρώτο είναι όταν πάει κάποιος να κάνει το πρώτο του post στο Φόρουμ, αν δεν έχει περάσει το τεστ θα του πετάξει το τεστ για να το περάσει. Και άπαξ και το περάσει, μετά θα μπορεί να στεμει στο, στο Φόρουμ. Τώρα στο δεύτερο όσον αφορά το μετα, την μεταφραστική ομάδα, ε, καλή ερώτηση προς το παρόν, σε μεταβατικό στάδιο, ο θα μπορούσαμε να μείνουμε εκεί, δεδομένου ότι έχουμε βάλει και κάποια, έχουμε βάλει διξιονάρι, έχουμε βάλει ε, τη, την οργανωτική μας λειτουργία, αλλά δεδομένου ότι το Google Groups θα, ε, από κάποια ημερομηνία και μετά θα βγάλει τη δυνατότητα editing Δηλαδή, δεν θα μπορούμε να προσθέσουμε υλικό στα pages, στο section με τα pages. Ε, θα πρέπει να στο forum. Τώρα, ε, δεν λέω ότι δεν, θα, δεν μπορεί κάποιο να πάει να στείλει στο forum. Σαν μέλη τη ομάδα, καλό είναι να αρχίσουμε το, να το κοιτάμε και αυτό. Οπότε θα να έχουμε τα μάτια μα και στα δύο, θα έλεγα. Mm -hmm. Αρχικά, τουλάχιστον. Τώρα όσον αφορά το chatter γενικότερα, ε, τα οργανωτικά θέματα τα οποία έχουμε, έχει αρχίσει η συζήτηση και γίνεται στο Google Group, νομίζω σιγά σιγά θα μπορούσαμε να περάσουμε στο forum. Τώρα, εάν κάποιος ε, δεν μπορεί να περάσει το τεστ, αυτό, αυτό που θα πρέπει να διαβάσει λίγο περισσότερο. Αλλά αν θέλει κάτι, μπορεί, τουλάχιστον σε αρχικό να το στείλει στο TGMDR, το του group για τα σωνάκια. Τι ξέρετε την απόψή μου, προσωπικά δεν βρίσκω καμία απολύτως χρησιμότητα στο τεστ. Α είναι όμως, μπορεί τελικά να αποδοχθεί οφ... ότι είναι ο Απλά να επισημάνω ότι και το παγκόσμιο χρησιμοποιεί το ίδιο κουίζ για να έχει κάποιο έλεγχο των μέλων του. Το γνωρίζω αυτό και επίσης και εκεί δεν βρίσκω καμία χρησιμότητα. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι το κάναμε μόνο εμείς. Λέω ότι δεν βρίσκω χρησιμότητα σε κανένα τεστ. Γιατί δεν αποδεικνύει τίποτα. Το ότι κάποιο έχει, έχει διαβάσει πέντε κείμενα και έχει δει πέντε βίντεο δεν μπορεί να αποδείξει κάτι ούτε μπορεί να αποτελεί στοιχείο ελέγχου εισόδου μελών. Ας υποθέσουμε ότι να... τα Έγινε... απαραίτητα στοιχεία να εισέλθει στο κίνημα Zeitgeist και να μην το αρέσει τόσο πολύ το διάβασμα. Δεν, είναι, δεν μπορεί να τεθεί κριτήριο σε αυτό, βέβαια. Δεν υπάρχει κριτήριο αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου, προσωπική μου άποψη, βέβαια. Και εμένα η προσωπική είναι η προσωπική, είναι ότι δεν υπάρχει το social network, που μπορεί κάποιο να παραθέσει και την άποψή του και οτιδήποτε. Από τη στιγμή που το forum το προσεγγίζουμε και εμεί και το global περισσότερο για οργάνωση ιδιάς. Εγώ το θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, να συμβαδίσουμε δηλαδή με τον Global και να πει το τεστ αυτό τη στιγμή που έχει να κάνει με τα ενεργά μέλη. Να λέμε ενεργά μέλη. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι έτσι, ενημερωμένα και όχι ενημερωνόμενα μέλη. Οπότε με αυτή λογική εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ καλή ιδέα και να μην υποπέσουμε και στα ίδια του, του GR. Να έχουμε τέλο πάντων ένα φιλτράρισμα. Mm. Νομίζω ότι είναι καλό. Τώρα δεν ξέρω αν οι ερωτήσει είναι οι πιο κατάλληλε. Αν το βαθμό δυσκολία είναι τόσο απαραίτητο, αυτά είναι ίσω πράγματα που μπορούν να, να συζητηθούν. Αλλά η αναγκαιότητα ύπαρξή του για μένα ναι, προσωπική μου άποψη. Είναι αρκετά μεγάλη. Ναι, Καταρχήν ναι, να, να πω πισμάζω... να δώσω. Όχι, με συγχωρείς λίγο, Κώστα. Με συγχωρείς, λίγο, Κώστα. Να, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ο πατέρα του Νίκο Τουποργιώτη, ο κύριο Σοκράτη, ένα κατά τη γνώμη μου εκπληκτικό άνθρωπο. Ο οποίο παρά την ηλικία του θέλει όντω να προσφέρει στο κίνημα και έχει τρομε... τρομερή ενέργεια μέσα του, με το ζόρι γνωρίζει να χειρίζεται το διαδίκτυο. Λέτε αυτό ο άνθρωπο να συμμετάσχει σε ομάδα του φόρουμ και να απαντήσει στο τεστ. Δεν είμαστε διαδικτυακό κίνημα, παιδιά, είμαστε κοινωνικό κίνημα. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα πάνω έχουμε ξεφύγει και παγκοσμίω λίγο. Δεν είμαστε ένα κίνημα προγραμματιστών ή γνωστών ε, και καλών χρηστών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είμαστε κάτι άλλο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μα. Σα έφερε ένα παράδειγμα ενό μέλου που θέλει να προσφέρει και δεν γνωρίζει τόσο από διαδίκτυο. Θα το βάλουμε αυτό τον άνθρωπο να γράψει το τέσσε του φόρμου. Τώρα, δηλαδή είναι. Θεωνούσε άνθρωποι. Ε, ε, ε, ε, ε, θα θα μπορούσαμε να καταγώσουμε και το λόγο που είναι το site τότε, ε, εντάξει. Όχι, δεν είναι το τέλο πράγμα, κόστο, άλλο πράγμα να έχει ένα site και άλλο ένα site να είναι το μοναδικό εργαλείο για να κινηθεί κάποιον ένα κίνημα. Είναι βιώδιο τελειώνει ευρωτικά πράγματα αυτά. Συγνώμη, παιδιά, εδώ περιμένετε, ε, στο παράδειγμα που έφερε ο φότ. Ε, σαφώς ο, και ο άνθρωπος, ο κύριος Σοκράτης, δεν, δεν θα μπορεί να, να, να συμμετέχει σε, στις ομάδες οι οποίες ε, έχουν βαριά χρήση του ίντερνετ και, το, και των υπολογιστών. Εκτός βέβαια και ο άνθρωπος, αν ο άνθρωπος κάτσει και θέλει όντως, ρε παιδί μου, μπορεί να, να, να προσφέρει και περάσει το τεστ. Λοιπόν, το θέμα του τεστ είναι καθαρά λόγω του ότι το ίντερνετ είναι ε, τόσο ελεύθερο τόσο ώστε ο μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Επειδή ε, είναι, έχουμε όλοι κουραστεί ε, ανε, ανεξαιρέτως από, από τέτοιους α, άσχετους ανθρώπους όσον αφορά το ίντερνετ, όχι το κίνημα, γι' αυτό μπαίνει αυτό το, αυτό το τεστ. Λογικά θεωρώ ότι ο οποιοσδήποτε είναι μέλος ομάδας που ε, έχει σχέση με το ίντερνετ, μεταφραστική διαδικτυακού... Ε, και ότι, οτιδήποτε άλλο προκύψει στο, στο, στο μέλλον είναι, είναι απαραίτητο το quiz. Κάτι Εγώ είπα, σε επαναλαμβάνω, την προσωπική μου άποψη. Δεν είπα κάτι άλλο και επίση γνωρίζετε και την άποψή μου ότι θεωρώ ότι κίνημα, δηλαδή και μεταφράσεις, μεταφράσει είναι κάτι που έχει δουλειά και η διαδικτυακή επαφή είναι κάτι που έχει δουλειά. Δεν αμφιβάλλω καθόλου, θέλει πολλέ ανθρωπόρε και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Με μία όμω διαφορά. Κίνημα δεν είναι μεταφράσεις, μεταφράσει, ούτε προγραμματισμός. προγραμματισμό. Το κίνημα εκφράζεται έξω στην κοινωνία, κύριε. Όχι, δεν είμαστε πολιτικό κόμμα εδώ πέρα, με συγχωρεί, γιατί ε, θέλω να σου το πω αυτό το πράγμα. Εάν διαφωνείς τόσο πολύ ε, με τι τόσο ενεμελιώδει αρχέ, ε, Ίσως θα πρέπει λίγο να ξαναδεί τι αρχέ του κινήματο παγκοσμίω. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνει μια κριτική για την παγκόσμια πορεία του κινήματο. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι αυτή τη στιγμή που μπορεί να αμφισβητήσει να αμφισβητήσει εγώ σε αυτό το επίπεδο. Εάν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό, μπορεί να συντάξει ένα κέι. Να το στείλουμε παραπάνω και να δούμε να το συζητήσουμε, αλλά εάν ξεκινήσουμε απαιτείτα τι αρχές και τι θεμελιώδεις ε, του τους όρου τέλο που έχουμε και τον τρόπο λειτουργία, τότε ξεφεύγουμε. Δηλαδή, με, περνάμε αλλού νομίζω. Κάνολεγα καταρχήν καλησπέρα και κάνω κριτική σε κανέναν. Εκφράζω την άποψή μου. Και θα σου επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι ο λόγο που δεν είμαστε πολιτικό κόμμα, είναι ο λόγο που βρίσκουμε εδώ. Για να προχωρήσω και στο επόμενο λοιπόν. Το κίνημα, ένα κίνημα και ειδικά ένα κίνημα από το Ζάιτ Γκάιστ, εξαπλώνεται μέσα από τι δράσει. Επαναλαμβάνω ότι η δράση έχει να συμβεί το ελληνικού κίνημα στην Ελλάδα από τη διάλεξη του Φρέσκο και μετά. Βλέπει κάποια αρνητική κριτική σε αυτό, Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Φυσικά και δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Ούτε υποτιμώ την δουλειά ανθρώπων όπω εσύ, όπω ο Κώστας, όπω πάρα πολλοί άλλοι που έχουν προσφέρει στο κίνημα πάνω στου τομεί που γνώριζαν. Όχι, δεν έχω, δεν ότι έχω Κίνημα με διακόπτει. Κάρολε. Κάρολε με διακόπτει. Λέω απλώ ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε γιατί παγκοσμίω το κίνημα δεν λειτουργεί διαδικτυακά, παιδιά. Οι Καναδοί προστα... πρωτοστατούν στι ακτιβιστικέ δράσει. Στην Αγγλία γίνονται τρίμερα φεστιβάλ για το κίνημα. Μην λέμε ότι παγκοσμίω ασχολούνται κυρίω με το διαδίκτυο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Ελλάδα καταλήξαμε να ασχολούμαστε κυρίω με το διαδίκτυο. Γιατί και το ηθικό είναι πεσμένο και συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε, αλλά αυτό είναι θέμα άλλου τόπικ. Ένα, ένα Όταν ολοκληρώσεις μπορείς να μου πεις. Πες καρόλε, κάτι θέλω να πω εγώ, αλλά πες εσύ. Ε, βασικά προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχω γιατί ιδιαίτερη. Δεν χρειάζομαι καμία οποιαδήποτε αναγνώριση για οτιδήποτε. Ο λόγο που έχουμε κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι πολύ συγκεκριμένο. για να επικοινωνούμε. Δεν είναι γιατί το κίνημα είναι στο ίντερνετ, ούτε πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου μέσω Teamspeak. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει όμω μια ιδιαιτερότητα στο ελληνικό κίνημα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν λυθεί αυτή η ιδιαιτερότητα, είμαστε λίγο με τα χέρια δεμένοι. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει αυτό. Όχι, δεν το έχω καταλάβει αυτό και δεν καταλαβαίνω τίποτα μπροστά στην ιδέα στην οποία αποφάσισα να συμμετέχω. Εμεί εδώ πάνω οργανώναμε δράσει συνεχεί για το κίνημα. Αυτή τη στιγμή, θα συζητήσουμε βέβαια και μετά για την φυσική δράση. Ε, σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε αυτή την πρόταση που είχα το καλοκαίρι για το πολλαπλό event. Ξοδεύαμε τον περισσότερο χρόνο μα αναλογικά σε ακτιβιστικέ δράσει και σε διοργάνωση δράσεων οι οποίε εξυπηρετούν τον αρχικό στόχο του κινήματο, η οποία είναι εξάπλωσή του, αδιαφορώντα για το τι γινόταν. Γιατί εάν δεχόμασταν. Να μα επισκίαζε. Αυτά που συνέβαιναν στο φόρουμ παιδιά δεν θα είχε γίνει εδώ πάνω απολύτω τίποτα, σα διαβεβαιώ. Γι' αυτό ακριβώ και μπαίνει και το quiz, ρε φωτιά, δεν το καταλαβαίνει. Εγώ είπα την προσωπική μου άποψη για το quiz. Θεωρώ ότι είναι δυσνόητο. Θεωρήσατε, γιατί απαντήσατε και στα mail, ότι θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο και έμεινα εκεί. Δεν, το, δεν επιμένω να φύγει αυτό το πράγμα. Δέχομαι την. Τέλο πάντων, την αντίληψη των περισσοτέρων πάνω σε αυτό εδώ. Μια ερώτηση. Ε, ε, φώτη. Ήθελα Θεωρώ να του κάνω μια α, Αυτή η αποψή σου θα αλλάξει, γιατί θα, θα δει πόσο χρήσιμο θα είναι. Μακάρι. Και αν αλλάξει, θα σε διαβεβαιώ, κλείνω ότι θα το προθεχθώ αμέσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω από θεωρείς ότι οποιοδήποτε εδώ πέρα μπορεί να έχει αντίρρηση σε αυτό που λε ότι το κίνημα πρέπει να βγει ε, έξω στη, στην κοινωνία και να μην παραμείνει μέσα σε διαδικτυακά πλαίσια ή με άλλα λόγια ότι το διαδίκτυο είναι ουσιαστικά ένα μέσο. Θεωρείς ότι οπωσδήποτε γιατί δείχνει, ε, σαν να έχεις την αποκλειστική ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα, κάτι το οποίο δεν είναι γεγονός. Και όπω σου είπε και ο κύριος, είμαστε αναγκασμένοι για κάποιο καιρό, για κάποιο είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε με τα οργανωτικά θέματα, στα οποία χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχεις και εσύ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή που να διαφωνεί με αυτό που λες. Φώτα ρε. Γνωρίζω ότι δεν διαφωνεί κανεί με αυτό που λέω. Το θέμα είναι τι γίνεται στην ουσία και στην πράξη. Δεν συμφωνώ ότι τα λύνονται πρώτα τα αργονοτικά και μετά γίνονται οι δράσει. Τα αργονοτικά προκύπτουν μέσα από τι και θα θεωρώ ότι θα το δείτε πολλέ φορέ μπροστά σα το πώ θα αλλάξει η οργανωτική δομή όταν δοκιμαστεί σε πραγματικό χρόνο στην πραγματική ζωή. Αυτό λέω. Λέω ότι το ένα μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα με το άλλο. Δεν ναι, έγινε. Φωτι... Δεν ναι, έγινε... Φωτι... Είμαι, ήμουν και εγώ μέρος του που από το καλοκαίρι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία δράση. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί με ταχύτητα φωτός. Είτε υπάρχει Ωραία. οργάνωση, είτε όχι. Ωραία. Γιατί Ωραία. η δράση, όπως λέει και ο Σεφέρης, ψαρεύοντα έρχεται η θάλασσα, παιδιά. Και μέσα από τη δράση Ωραία. έρχεται και οργάνωση, έρχεται και το κίνημα. Αυτά. Τελειώνω. Τελείωσε. Εντάξει, εντάξει, έγινε, α το κλείσουμε το θέμα. Ε, χαίρομαι που λε ότι και εσύ συμμετείχε στην, στην Απραγγεία το, το καλοκαίρι, γιατί έτσι, έτσι κατάλαβα και εγώ. Και νομίζω τώρα ότι θα είναι καλά να περάσουμε και στο τρίτο θέμα που έχει ακριβώ να κάνει με συγκεκριμένη δράση. Ε, Συγγνώμη, να κάνω ένα σχόλιο λίγο πριν συνεχίσουμε. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ακριβώ αυτέ οι δύο διαφορετικέ προοπτικέ, οι οποίε αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη. Ε, Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οργάνωση, τέλο πάντων μάλλον, έχουν ασχοληθεί, θα έλεγα, με την οργάνωση περισσότερο. Κάποιοι ασχολούνται με τις δράσεις περισσότερο. Λοιπόν, αυτό, αυτή η συνεργασία μεταξύ αυτών των, δύο, ε, ας το πούμε, αυτών των δύο χεριών, θα έλεγα, νομίζω είναι αυτό που μας πηγαίνει μπροστά. Απλώς και συνεχίζουμε. Ναι, αυτό Αν μου επιτρέπεις, είναι. Φώτη, αν μου μία παρένθεση, θέλω να φέρω ένα πράγμα. παράδειγμα. Ε, νομίζω μαζί τη συζητήσαμε για μία ιδέα που είχα, της προάλησαν, δεν καταλάβω λάθος, για κάποια φυσοκόλληση. Φώτη, λόγιο Φώτης. Ναι. Ωραία. Ε, τώρα στον άλλο Φώτη, απλώς για να καταλάβει κάποια πράγματα. Κάποιες από τις δράσεις, σε κάποιες από τις δράσεις, θα πρέπει να αναφέρουμε, καλώς ή κακώς, έναν ιστότοπο. Ένα μέρος που μπορούν να γραφτούν, κάποιοι που βάλουν κάποιες φόρμες, να γραφτούν κάποια σημεία... Έτσι. Ε, αυτή τη στιγμή, λόγω της εκκρεμότητα που υπάρχει, ε, εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό να πάω να κάνω μία χήδραση που θα λέει π.χ. ελάτε στο TGMGR ή στο Zaggast MovementGR ή δεν ξέρω στο HCGR, όταν ξέρω ότι μπορεί, όπως και έχει γίνει ήδη, να βγει ένα ανακοινωθέν μέσω Facebook από το ΧΗ επίσημο κεφάλαιο, το οποίο θα λέει ότι είμαστε οι κακοί, ότι είμαστε εντός αγωγικών, οι ή Ότι είμαστε αυτοί που θέλουν να βλάψουν, ή αυτοί που θέλουν να διαλύσουν. Δεν θέλω δηλαδή να προβώ σε μία δράση αν δεν έχω ένα ξεκάθαρο τοπίο μπροστά μου. Γιατί μπορεί η δράση αυτή να γυρίσει μπούμεραγκ ή να μην έχει επιθυμητά αποτελέσματα. Κάρολε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ε, η ξέρω, δράση φέρνει μόνο θετικότητα. Ναι, άσχετο αυτό. Θα, θα μου επιτρέψει να έχω την άποψή μου όμω. Ε, Βεβαίω, πάντα. Η δράση, η δράση φέρνει μόνο θετικά αποτελέσματα. Το έχουμε ζήσει. Γιατί έχουμε κάνει άπειρε δράσει εδώ πάνω και έχουμε δει πως είναι. Δεν έχει σημασία αν θα αναφέρει ένα link. Γιατί ένα κίνημα είναι έξω στην κοινωνία κυρίω και χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ω μέσο. Και μια ομάδα στο Facebook αρκεί. Δεν έχει καμία σημασία αν κάποιο θα βγάλει ένα αρνητικό μήνυμα ή ένα θετικό μήνυμα. Αυτό αφορά τη δική μα εσωστρέφεια στην οποία έχει εγκλωβιστεί ολόκληρο το ελληνικό κίνημα και περιμένει τι εξελίξει αντί να τι προκαλεί πλέον. Μια εσωστρέφεια βαθιά. Η οποία είναι το πραγματικό μπούμεραγκ του ελληνικού κινήματο και πρέπει οπωσδήποτε αυτό ο τροχό να σταματήσει. Οπωσδήποτε. Αλλιώ θα μείνουμε καμιά δεκαριά άτομα που λέμε ότι πιστεύουμε σε αυτή την ιδέα. Ο πρωταρχικό σκοπό του κινήματο είναι η διάδοσή του. Δεν έχει καμία σημασία αν θα αναφέρεται ένα ιστότοπος ή κανένα ιστότοπος ή με ομάδα του Facebook ή οτιδήποτε. Σημασία έχει να διεδωθεί αυτή η ιδέα. Αυτό λέω εντάξει. Ναι, το θέμα είναι το εξή. Εγώ προσωπικά πώς το βιώνω και ίσω να εκφράζω και κάποιον άλλον με αυτό που, με αυτό που λέω. Ε, εάν θα ήταν να ξεκινήσω δράσει, τι οποίε έχω συμμετάσχει ούτω ή άλλω σε δράσει και μάλιστα σε κάποιε ε, έχουμε πρωτοστατήσει, προσ, κάποιοι από εδώ και στην Αθήνα. Έτσι. Εάν να συμμετάσχω σε, σε μία δράση, να μην γνωρίζω ακριβώ αν καλύπτομαι από, από το Global και να βγαίνουν ανακοινώσει κατάπτυστε τύπου Αντωνία, δεν ξέρω αν την έχει τη έτσι Αυτό εμένα ναι, έτσι, δεν μου αρέσει καθόλου. Και νομίζω ότι είναι πολύ ανθρώπινο ότι να ζητάει κάποιος και να ξέρει ανά πάσα στιγμή πού συμμετέχει, ποιά είναι η ταυτότητα του κινήματος που συμμετέχει και αν αυτό το οποίο κάνει είναι μια τρύπα στο νερό, και αν είναι κάτι. έτσι Καταλαβαίνω αυτό λες, το καταλαβαίνω οι δράσει. αλλά λέω τελικά ότι οι δράσεις μαζί με τα οργανωτικά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Είναι απλό. Είναι, είναι ένα debate που το είχαμε και στο Forum και α μην το συνεχίζουμε το debate αυτό. Τα οργανωτικά και οι δράσει είναι πράγματα τα οποία πάνε παράλληλα. Είμαστε στο topic των ε, φυσικών δράσεων ή δεν τελειώσαμε ακόμα με το Forum, Κώστα. Ε, τι να πω, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά περνάμε προ το τρία. Να θεωρήσουμε λοιπόν ότι. Κανένα... Το κάνουμε σαν DJ, νυξάρουμε σιγά σιγά από το ένα θέμα <σχ> στο ναι. άλλο. Δεν έχει δηλαδή φω κανένα σχόλιο σε αυτά που είπε, έτσι. Okay. Όχι όχι όχι έχω αλλά συμφωνώ μαζί σου στο γεγονός ότι όντω, το κάνουμε debate Είναι δύο διαφορετικές απόψεις πάνω στο κίνημα Γι' αυτό και ήθελα να προχωρήσω ακριβώς στις φυσικές δράσεις ήταν, ε, Αν το πέρασε αγένεια εκ μέρους μου ή ότι δεν θέλω να σου απαντήσω δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου καθόλου ε, Θεώρησα απλά ότι μονοπολούμε τη συζήτηση γι' αυτό και το έκανα αυτό Εάν εκλείφθηκε αλλιώς χίλια συγκνώμη Ας πάμε παρακάτω Ωραία πάμε στο παρακάτω Υπάρχει πρόταση σήμερα από το καλοκαίρι για ένα πολλαπλό event το οποίο μπορεί να ξεκινήσει στα τέλη του επόμενου μηνό. Το οποίο θα έχει κοινό υλικό, κοινό βίντεο, το οποίο το περιεχόμενο καλούμαστε να το αποφασίσουμε εδώ στα πανελληνία Meeting, κοινή αφίσα και κοινό έντυπο υλικό το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερε πόλει σε, σε όλη τη χώρα, πανεπιστημιακέ αίθουσε, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Στην Αθήνα έχει γίνει κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό. Ε, Φώτη, ε, ακριβώς αυτό που ανέφερες τώρα, <coughs> ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι θα περιέχει αυτό το event, οπότε να πω μια-δυο σκέψεις πάνω σε αυτό. Ε, γνωρίζουμε ότι η καινούργια ταινία θα βγει κάπου τον Ιανουάριο 15 Ιανουαρίου κάτι. Ε, αυτό το event θα έχει σχέση ε, με την προβολή τη ταινία, θα είναι κάτι σαν προεόρτιο, θα περιέχει προβολή η συζήτηση, μπορεί δηλαδή να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο για να αποκτήσω και μια πιο σαφή εικόνα, Βεβαίω. Η πρόθεσή μα εδώ στην ομάδα Θεσσαλονίκη, όπω συζητάμε, ξεκινάμε να οργανώνουμε τα πράγματα. Είναι η εξή. Τέλη του ερχόμενου μηνό, 28 Μαλλόν Κυριακή, έδωσα Παναγιώτοπουλου για Θεσσαλονίκη και που κάναμε και τη ZD Day, Ξεκινάμε με ένα μείγμα βίντεο, το οποίο μπορεί να είναι μείγμα του Activist Orientation Guide, του Future by Design και του Addendum και άλλα ενδιάμεσα, μια μίξη βίντεο γενικά που να μιλάει για το κίνημα και το VP με μια εισαγωγική ομιλία και ένα PowerPoint το οποίο να μιλά για το ιστορικό του κινήματο, πώς ιδρύθηκε, ποιε είναι οι ιδέες του τι έχει κάνει μέχρι σήμερα μια επεξήγηση λοιπόν αυτών των θεμάτων την προβολή αυτού του βίντεο και κατόπιν μια ανοιχτή συζήτηση αμέσως μετά πάνω σε αυτά τα θέματα και στην προβολή του πρώτου αυτού event που όντω θα είναι προ προεόρια από την Κωνσταντ και κατά τη διάρκεια τη συζήτηση θα προωθείτε η προβολή τη τρίτη ταινία που θα είναι τον Ιανουάριο. Τα τρία event αυτά. Αυτό που σχεδιάζουμε τώρα δηλαδή για τον επόμενο μήνα. Η προβολή τη τρίτη ταινία. Και η Z-Day θα είναι μια σειρά διαδοχικών γεγονότων, κεντρικών, εκ των οποίων ενδιάμεσα θα υπάρχουν πολλέ προσπάθειε προώθηση αυτών των event, με διανομή εντύπων, εντύπων προσκλήσεων στο κέντρο, με διανομή DVD, με αψοκόληση. Και πολλά άλλα event. Μπορεί να γίνει ακόμα ένα freeze, μπορεί να γίνουν πολλά άλλα πράγματα. Το σκεφτόμαστε και το συζητάμε και εδώ. Όλα μαζί να γίνει και ένα brainstorming. Οπότε είναι μια αλληλουχία event τα οποία θα πραγματοποιηθούν ίδια ώρα, ίδια μέρα, με κοινό περιεχόμενο το πρώτο. Το δεύτερο είναι η ταινία, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτηση. Σε πανεπιστημιακέ αίθουσε, σε όσε περισσότερε πόλει τη χώρα είναι αυτό δυνατόν. Νομίζω, πιστεύω να σε κάλυψα. Αν έχει κάποια πορεία στη διάθεσή σου. Το, το εστιάζει σε πανεπιστημιακούς χώρους ε, επειδή εκεί υποτίθεται τέλος πάντων ναι ότι υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών και επομένως είναι πιο, πιο εύκολο να, να διαδοθεί η ιδέα. Ε, και για αυτό το λόγο και για το ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη πανεπιστημίου πολύ είναι τεράστια, σκοτάζουν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και γιατί δίνει ε, ε, και έναν αέρα αν θέλει στο κίνημα μια σύνδεση με την πανεπιστημιακή Κοινότητα και γιατί είναι τελείω δωρεάν, για αυτούς του τρεις λόγους. Ε, συγγνώμη να πω κάτι σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει νομίζω θέμα, τουλάχιστον όσο ρωτήσαμε εμείς. Ε, ε, μπορεί κάποιος φοιτητής να πάει και ε, να βάλει μια μικρή περιγραφή της διάλεξης που θα γίνει, χωρίς φυσικά να αναφερθεί στο κίνημα ή οτιδήποτε, αν δεν θέλει. Μπορεί να αναφερθεί γεννητικότητας σε μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει μια παρουσίαση ενό υλικού, που, που μπορεί να σχετίζεται με τη βελτίωση, ξέρω εγώ... Ε, του, πάνω, του κοινωνικού σχεδιασμού παγκοσμίω, ας πούμε, είναι ένα θέμα. Θα μπορούσε κάποιο φοιτητή να βάλει αυτό ω αίτημα στην Πριτανία του και να το δεχτούν. Τουλάχιστον έτσι γίνεται το δικό μα το Πανεπιστήμιο. Τώρα δεν ξέρω κάτω στην Αθήνα τι γίνεται. Επειδή αυτό το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά για τι τεχνικέ λεπτομέρειε, απλώ θα ήθελα να μάθω αν από το προηγούμενο meeting που αναφέρθηκαν όλα αυτά, μέχρι σήμερα έχει γίνει κάποια συζήτηση για τη διοργάνωση αυτού του event στην Αθήνα. Αφού οι περισσότεροι είναι από την Αθήνα αυτή τη στιγμή, εάν έχει υπάρξει κάποια πρόοδο πάνω σε αυτό. Ε, για το συγκεκριμένο event, ε, όχι, δεν θα έλεγα. Υπήρχε μια σκέψη να γίνει μια ε, πιθανή φυσική ίσω στο μικρό κόσμο για να. Έρθουν τα νέα μέλη σε φυσική συνάντηση και ίσως να κάνουμε κάποια παρουσίαση, αλλά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία στο τέλος. Κωνσταντίνε, ε, είσαι ο Κωνσταντίνος της φιλοσοφικής, έτσι δεν είναι? Ε, ναι, εγώ είμαι. Ε, δεν έχω κάνει κάτι ακόμη σε σχέση με κοσμητίας κλπ. Ακριβώς γιατί ήθελα να σχηματίσω μια σαφή εικόνα, αυτό που ε, πάει να γίνει, ε, Καταρχήν εγώ να πω ότι είμαι θετικό σε αυτήν την ιδέα που τώρα την σχημάτισα στο μυαλό μου και νομίζω ότι μιας και τώρα συζητάμε, καλό είναι και να συζητηθεί αυτό το θέμα, να το, να το οργανώσουμε ώστε αντίθεται θέμα του να κλειστεί μια αίθουσα, να ξέρω και εγώ τι θα χρειαστεί να πω και τι θα χρειαστεί να κάνω ώστε από αύριο, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είναι να το δρομολογήσω αυτό ή μόνος μου είμαι και με τη βοήθεια κάποιου άλλου. Ε, να ακούω στους φοιτές που, που βρίσκονται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. εάν θέλουν να αρχίσουν να, να μπαίνουν στο φόρουμ και να ε, στέλνουν στην ανάλογη ομάδα τους, ώστε να γνωστούν και μεταξύ τους και να οργανωθούν γενικότερα να ξέρουμε ας πούμε ποιοι είναι διατεθειμένοι να λάβουν κάποια δράση ε, στου πανεπισημιακούς χώρου. Το ίδιο και για την ε, ομάδα οργάνωσης εκδηλώσεων, γιατί ουσιαστικά εκεί πέρα θα γίνεται η συζήτηση για ε, πιθανό project όπως είναι αυτό εδώ, θα πρέπει επίσης να έχουμε κάποια μικρή μεθοδολογία, θα στείλω ένα link τώρα σε λίγο ούτε, ώστε να ξέρουμε Ωραία, έχουμε του πόρου ανθρώπινου ή υλικού για να οργανώσουμε αυτή τη δράση. Τι χρειαζόμαστε, Ποιοι διαθέτουν κάποια πράγματα, και να δούμε αν μπορούμε να την είναι εφικτή η δράση και αν μπορούμε να την φέρουμε ει πέρα. Κώστα μου, οποιαδήποτε δράση είναι κάποιο αποφασισμένο να την κάνει, είναι απολύτω αφικτή. Η πρώτη G Day εδώ οργανώθηκε από τρία άτομα, οι οποίοι δεν είχαμε ιδέα. Εδώ μετράει η δύναμη τη θέληση και αποφασιστικότητα. Όχι εφικτότητα. Ε, κάτι που θέλει πάρα πολύ κούραση φυσικά και είναι δύσκολο να γίνει. Εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο. Από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εδώ, σα λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην ZDA είχαμε 140 άτομα ακροατέ, μια από τι πιο επιτυχημένε ZDA που γίνεται στην Ευρώπη. Εφανταστείτε τι κούραση και τι περάσαμε ακριβώ για να διοργανωθεί έτσι αυτό το πράγμα. Αυτό όμω δεν έχει να κάνει με το αν είναι εφικτό ή όχι. Έχει να κάνει με το πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη θα προχωρήσουμε στα λεπτά Λέιγεντ. Μπορούμε να μοιραστούμε την οργανωτική μας εμπειρία με άλλα μέλη από τη χώρα, ακριβώς για να γίνει και εκεί πετυχημένα. Πρώτο δοκίμιο της αφήσα και του έντυπου υλικού θα είναι έτοιμο μέχρι την τρίτη διάθεση όλων. Το επόμενο είναι να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το βίντεο, δηλαδή ποια τμήματα θα παίξουμε σε ένα μείγμα βίντεο, Ακριβώ για να μην είμαστε μονότονοι και δείχνουμε συνέχεια το αντέντομο κτλ. Και, και από εκεί και πέρα έχουν να γίνουν πάρα πολλέ προωθητικέ ενέργειε, οι οποίε καλό θα είναι να γίνουν και αυτέ ταυτόχρονα. Όπω διανομή εντύπων και DVD στο κέντρο τη πόλη εδώ Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, σε κάποιο μέρο, πάλι ίδια μέρα, ίδια ώρα. Το θέμα είναι να προκληθεί θετική δράση. Εύκολο δεν είναι είναι απλήτω εφικτό. Ε, να πω πάνω σε αυτό ότι αν Μόλις δεν πω τίποτα. Να, ε, αν δεν ξέρω γραφιστική δεν μπορώ να φτιάξω flyer, ε, Αν όσο θέλει και να έχω, αν δεν έχω χώρο για να το κάνω αυτό, πάλι δεν μπορώ να κάνω δράση. Υπάρχουν κάποια πράγματα εντελώ αντικειμενικά, το οποίο όσο θέλει και πάθο να έχω εγώ, δεν μπορώ να γίνω. Εδώ πώ γίνανε. Γιατί είχατε τι δυνατότητε, είχατε το μέρο, είχατε φοιτητέ, για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Ε, σου μιλώ ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει επίση πανηγενείο γιατί αφήσει και εδώ, το έντυπα θα τη σχεδιάσω εγώ που γνωρίζω από γραφιστική. Οι χώροι υπάρχουν και είναι διαθέσιμοι σε όλου αρκεί να κάνουν μία αίτηση. Η πιθανότητα απόρριψη είναι λιγότερη από το 2%. Τι άλλο χρειάζεσαι. Ναι, ωραία. Αυτά τα λέμε λίγο αφηρημένα όμω. Δηλαδή στην Αθήνα θα πρέπει να ξέρουμε ότι ωραία αίτηση ο Κωνσταντίνο είναι έωσα φιλοσοφική. Το ξέρουμε αυτό, μπορούμε να μπούμε εκεί πέρα. Το ότι αυτέ οι πιθανότητε είναι λίγε, πρέπει να... να είμαστε σίγουροι για αυτά τα πράγματα. Ωραία. Συναντήσου τότε με τον... ή κάποιο άλλο με τον Κωνσταντίνο και πάλι μαζί. Τη Δευτέρα. Μια μία μικρή, μικρή παρέμβολή εδώ πέρα ότι για το θέμα του μικρόκοσμου. Ότι νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με τον με το μικρόκοσμο. Ε, θα μπορέσουμε σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα δηλώσουμε να τον, να τον έχουμε. Ε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα με αυτό. Και κάτι άλλο να το έχουμε υπόψη μα. Ε, αυτή τη στιγμή είναι κάπω ρευστή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα γκρουπ, το γκρουπ αυτό το οποίο είναι δημιουργό πάντω, το JDK Stellas, στο οποίο θα μπορούσαμε να αναρτήσουμε και να προωθήσουμε μία τέτοιου είδους ε, δράση, ε, πιστεύω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αυτά τα δύο δεδομένα τα έχουμε στο νου μας και θα νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα με τα πόστερα και, και αυτά, νο, ε, δεν, και σε αυτό δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Ε, να πω κάτι πάνω σε αυτό που το σκέφτηκα τώρα. Το... Επειδή το θέμα τη αίθουσα για, για την Αθήνα μιλώ, ακόμη είναι ένα ερωτηματικό. Ε, και από τη στιγμή που είναι δεδομένη αυτή η αίθουσα στο μικρό κόσμο, θα μπορούσε να ενδεχομένω ε, αυτό το event το παράλληλο για την Αθήνα μιλώ, να, να γίνει, α πούμε, εκεί, αντί για ένα πανεπιστημιακό χώρο. Ασφαλώς. Δεν, ε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην γίνει εκεί. Βεβαίω και θα μπορούσε να γίνει εκεί. Εντάξει, η ιδέα βέβαια, είναι, ήταν ε, να είναι πανεπιστημιακή οι χώροι γιατί και δίνει άλλη έκκληση στο κίνημα και δείχνει μια ομοιογένεια ε, παντού. Γιατί οι ΣΕΡΕΣ δεν έχουν μικρό κόσμο. Έτσι. Είναι ένα, ούτε τα Γιάννη να έχουν μικρό κόσμο, να του παρασχεθεί μια κινηματογραφική έδωσα δωρεάν. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι καλό να ομοιάζει. Αν δεν υπάρχει βέβαια άλλη λύση και ο μικρό κόσμο είναι κάτι το καλό. Το θέμα είναι, παιδιά, ποιοι από κάτω θα αναλάβουν. Σε συνεργασία μαζί μα, που έχουμε και τέτοια οργανωτική εμπειρία, ποιοι θα αναλάβουν να τρέξουν σε φυσικό επίπεδο, Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν εδώ ανάμεσά μα, εκτό από Κωνσταντίνου, που έχει δηλώσει ήδη ενδιαφέρον, κάποιο άλλο ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θα διατεθούν να ξοδέψουν χρόνο και ενέργεια σε φυσικό επίπεδο για να διοργανωθεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ε, Συγγνώμη, καταρχήν στο ερώτημα του Νίκου είναι 28 Νοεμβρίου. Και θα ήθελα να ρωτήσω λίγο κάτι ακόμα του φωτι. Το... από την Αθήνα, τέλο πάντων, ε, πόσα άτομα χωράει το μικρό κοσμός. Είναι μεγάλο, είναι γύρω στα 500 άτομα χωρά. Είναι, ο χώρος είναι μια χαρά. Ε, επαναλαμβάνω, λοιπόν, την ερώτηση. Ποιοι άλλοι, εκτός από τον Κωνσταντίνο, προσφέρονται να συνεργαστούν σε φυσικό χρόνο για να διοργανωθεί αυτό το event. Ε, ε, εγώ... ε, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εντάξει, μπορεί και τώρα να τοποθέτηθει ο Πιουσέλλη. Πάντω, επειδή τώρα μιλάμε πιο πολύ και για την Αθήνα, όσοι είμαστε στην Αθήνα, έξω και από αυτό το meeting που κάνουμε τώρα, μπορούμε και να, δεν ξέρω, να συναντηθούμε μία μέρα στο Twin και να το συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα για το πώ μπορεί να γίνει αυτό στην Αθήνα και ενδεχομένω την άλλη Κυριακή, που θα είναι και η συνάντηση όλου του, του Chapter, να το πω έτσι, να έχουμε και μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Αλλιώ, α πει και ο καθένα τη γνώμη του. Τώρα, εγώ σα είπα ότι. Σε πρώτη φάση, σαν ιδέα, το βρίσκω καλό, αρκεί και να είναι υλοποιήσιμο. Απόδειξη, αγαπητέ μου Κωνσταντίνο, ότι είναι υλοποιήσιμο. Είναι η ομάδα Θεσσαλονίκη. Είναι εξαιρετικά απλώς η διαδικασία του να γίνει, απλά έχει τρέξιμο. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κουραστούν. Εμείς εδώ πάνω θα κουραστούμε. Το έχουμε ξανακάνει και φέτος θέλουμε να κουραστούμε διπλά. Αλλά ξέρετε κάτι. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για συζητήσεις. Εάν πάμε για τον επόμενο μήνα της 28, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 20 με 25 μέρες να προβληθεί αυτό το event στο βαθμό που του πρέπει για να είναι επιτυχές. Οπότε, α, καλό θα είναι να συζητηθούν λεπτομέρειες, αλλά ο χρόνος τρέχει. Ε, απλώς το ανέφερα επειδή από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα συγκεκριμένα ή, ή της Αθήνας. Γι' αυτό είπα ότι αυτό αν είναι να καθυστερείς θα πάει πίσω μερικές μέρες να δούμε αν μπορεί να γίνει, να συζητήσουμε δηλαδή εγώ, ο Κώστας, ο Φώτης, ο Βαγγέλης και σε μερικές μέρες να ξέρουμε, ώστε να ξέρουμε και όλοι μαζί τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, αυτό ανέφερα. Όχι, βεβαίως και συμφωνώ. Απλά, Φώτη με συγχωρείς. θέλω μόνο να ρωτήσω ξανά ποιος άλλος προσφέρεται εθελοντικά να κουραστεί για να διοργανωθεί αυτό το event. Είναι... Ε, κοίταξε. Εντάξει, το θέμα είναι το εξής ότι θα πρέπει, όπως λέω ο Σαδίνος, να θα βρεθούμε και με, σε φυσική παρουσία και θα το συζητήσουμε, να δούμε τι μπορεί ο καθένας να κάνει, τι διατίθεται ο καθένας να κάνει, γιατί τώρα οτιδήποτε καν, κανείς, δηλαδή δηλώσει εθελοντικά, έτσι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να γίνει μια κατανομή ε, δουλειά. Τι θα πρέπει να γίνει, τι μπορεί ο καθένα να, να αναλάβει, τι τον ενδιαφέρει να, να αναλάβει. Είναι κάποια θέματα που θα πρέπει να, θα πρέπει να συζητηθούν. Έτσι. Ε, το θεωρώ τελείω αόριστο να, να δηλώσει ο καθένα ε, ε, εθελοντική δράση αυτή τη στιγμή. Ε, Φώτη, το τι μπορεί να αναλάβει ο καθένα είναι ένα θέμα. Το θέμα είναι κάποιο να προσφερθεί πρώτα. Είναι το αρχικό αυτό. Επαναλαμβάνω, το σχεδιασμό του έντυπου Αφήσε. Την κοπή του βίντεο και ό,τι άλλο χρειάζεται, την, το PowerPoint, όλα αυτά τα πράγματα με ευχαρίστηση αναλαμβάνω το βάρο ειδοποίησή του και το σύμφωνα βέβαια με την άποψη όλων των μελών. Οπότε αναλαμβάνω αυτό το βάρο. Το μόνο που μένει σε εσά είναι το κλείσιμο τη αίθουσα, η ρύθμιση τη μικροφωνικής, να επιλέξετε έναν, εισαγωγικό, έναν ομιλητή που θα κάνει την εισαγωγή και να άτομα τα οποία να μπορούν να απαντούν στο πάνελ σε ανεχτή συζήτηση. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι βατά. Δηλαδή μπορούν και ο χώρο υπάρχει και για τη μικροφωνική υπάρχει και άτομα που θα μπορούν να απαντάνε στο πάνελ στο υπάρχουν. Ε, το θέμα μας λιγάκι είναι περισσότερο εάν θα μαζευτεί κόσμος, δηλαδή αν θα είναι αρκετά ικανοποιητικός αριθμό των ατόμων. Και γι' αυτό έθεσα το θέμα του Group, διότι δεν έχουμε άλλο διαδικτυακό χώρο αρκετά αξιόλογο αυτή τη στιγμή λόγω των γνωστών προβλημάτων και γι' αυτό το θέμα του γκρουπ πώς θα μπορούσαμε περισσότερο να το εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να το προθήσουμε σαν event Λοιπόν, θα είμαι ο λιγόλογος εδώ Παιδιά, φτάνει η τοπάθεια δεν έχει καμία σημασία εάν θα έρθουν 10 άτομα ή 200 σας λέω ότι θα έρθουν 200 αλλά και 10 να έρθουν δεν έχει καμία σημασία σκεφτόμαστε τώρα το αν θα είναι επιτυχημένο το event ο ακτιβισμός και η ζωή είναι γεμάτη ρίσκα. Τι συζητάμε τώρα. Επειδή έχω ακούσει και αυτέ τι κουβέντες από ένα μέλο ομάδα Θεσσαλονίκη. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Εμεί δεν ξέραμε πόσο κόσμο θα είχαμε στη Αλλά κυνηγήσαμε τα πάντα, όπω και σε αυτήν τη σειρά των event θα κυνηγηθούν τα πάντα. Όχι μόνο το Facebook. Όχι μόνο τα Facebook. Όχι μόνο θα γίνει διαδικτυακό marketing, το οποίο το βάρο επίση αναλαμβάνω. Θα, γίνει, θα γίνουν αναφορέ σε ραδιόφωνα. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι την τηλεόραση. Θα το δούμε αυτό. Σε ραδιόφωνα εδώ στην Θεσσαλονίκη σα ότι θα γίνει. Πιθανολογώ ότι θα γίνει και στην Αθήνα. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί πράγμα συζητάμε. Α, δεν μα ενδιαφέρει το πόσο θα πετύχει το event. Δεν μα ενδιαφέρει πόσο κόσμο θα έρθει. Μα ενδιαφέρει να ξεκινήσει η δράση. Αυτό πρέπει να μα ενδιαφέρει επιγόντω. Το ελληνικό νησί έχει συρρυκνωθεί τελείω. Έχει συρρυκνωθεί και από την αυγοήτευση. Υπάρχει και ένα πεσμένο ηθικό στον αέρα γενικά. Αυτό ο τροχό πρέπει να σταματήσει τώρα για να ξεκινήσει να γυρίζει θετικά. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα τη δράση, παιδιά. Οπότε το πόσο κόσμο θα έρθει είναι το τελευταίο που μα απασχολεί. Συμφωνώ με Φώτη, παιδιά, Φρανκ. Για ρίχτε μια φάπα στον εαυτό σα. Χεστήκαμε πόσα άτομα θα έρθουν και ένα να έρθει. Και κανένα, χεστήκαμε. Εμεί θα, θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι, ότι. Κάτσε να έρθει, έρθει κόσμο. Ο κόσμο θα, θα μαζευτεί μόνο άμα κάνει events. Κλοντ, okay. και πόσα άτομα okay. είχατε συζητήσει. Πόσα είχα άτομα είχατε στην Ιντεία, το πώς κάναμε πώς το live link. Είναι. Ναι, κάναμε το live link και επικοινωνήσαμε, είχαμε και εικόνα και ήχομε στο Skype. Πόσα άτομα είχατε εσείς στην ψάλα; Είχαμε 30 την πρώτη μέρα και 15 και 20 την άλλη. Εμείς είχαμε 140. Τι μια Ιντεία είναι πιο πετυχημένη την άλλη. Όχι βέβαια. Και όχι βέβαια. Αυτά στις ακτιβιστικές δράσεις συμβαίνουν για πάρα πολλού λόγου, παιδιά. Δεν υπάρχει αποτυχία εδώ. Και ένα μέλο. Να έρθει και να γίνει ενεργό είναι το κέρδος μας. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο κόσμο θα έχει. Ναι, εγώ ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα του μικρόκοσμου ότι θα είναι πρόβλημα για το συγκεκριμένο μέρος να μην είναι αρκετά άτομα. Υπάρχει λόγος γι' αυτό που το λέω. Εντάξει, ναι, συμφωνώ γενικώ με τη λογική αυτή, συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τοπάθεια. Υπάρχει μια... Είναι μια μεταβατική περίοδος και υπάρχει ένα γενικότερο ψάξιμο. Για το θέμα του κόσμου, σα λέω και πάλι, είναι ζήτημα του μικρόκοσμου. Ότι εάν δεν υπάρχει κόσμο, είναι πρόβλημα. Και το επαναλαμβάνω. Έτσι. Οπότε σε περίπτωση που θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει κόσμο, θα ήταν καλύτερα να κοιτάξουμε για άλλο χώρο. Ε, φίλε, μου και, και, δεν μπορούμε να. Ε, με συγχωρεί, συγχωρείς. Ο μικρόκοσμος έχει 500 θέσει, η του Παναγιώτοπουλο είναι διπλάσια σε όγκο και έχει 450. Όταν παρουσιάσαμε 17 Μαου το Active Guide, είχαμε καμιά 40 άτομα. Δεν μα απασχόλησε η Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σκεπτικό ότι θα έχουμε λίγο κόσμο. Μα δεν Ξεκάνομαι είναι αυτό το πρόβλημα, σκεπτικό... άλλο, άλλο προ... Ρεφράνκ. Πες το, πες το πρόβλημα, Ρεφράνκ, τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτό για να παραχωρήσει την αίθουσα θα πρέπει να ξέρει ότι από καφέδε για πονερά θα βγάλει κάποιο φράγκο. Καταλαβαίνετε, εάν δεν, εάν δεν γίνει αυτό, δηλαδή υπάρχουν 5-6 άτομα, δεν θα μα την ξαναδώσει η 10. Το καταλαβαίνετε το αυτό είναι το πρόβλημα. Έδεισα. Μα αυτό είπαμε πριν. Δηλαδή, εντάξει, ε, λέω κάτι πρέπει να το αναλύσω, Δηλαδή, απόλυτα. Ε, ωραία, ρε φίλε, Οπότε το κάνετε σε πανεπιστημιακή αίθουσα που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμεί, εδώ, στην αίθουσα Παναγιώτοπολη, είχαμε δωρεάν κηλικείο το οποίο στήθηκε με έξοδα εθελοντών μελών τη ομάδα Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Άλλο. ωραία. Ε, οπότε, για να μην υπάρχει αυτό το θέμα, να οργανωθεί σε μια πανεπιστημιακή αίθουσα που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλά θέματα, έχουν, υπάρχουν κρεμώτη. Έτσι και υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα συζητήσουμε. Εντάξει, α μην εκβιάζουμε τόσο πολύ τα πράγματα πια. Θα, τα, θα, θα το δούμε. Φω δεν είναι θέμα. Φώτη γροντά. Νομίζω σήμερα είσαι λίγο φουριώ. Όχι, δεν είμαι, δεν είμαι καθόλου φουριό, παιδιά. Έχει να γίνει η δράση του κινήματο στην Ελλάδα από τι 11 Ιουνίου και αυτό το βρίσκω απαράδεκτο Και για μένα ακόμα. Ναι, αλλά, ναι, δεν είμαι καθόλου φριζόνο. Δεν είμαι καθόλου φουγγιό. Βλέπω, διακρίνω, όχι. Κλαίρο, δεν χαλαρώνω καθόλου. Διακρίνω ένα γενικό μούδιασμα σε ολόκληρο το ελληνικό κίνημα και αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Αυτό δεν αντιστρέφεται με συζητήσεις. Αυτό αντιστρέφεται με πράξεις. Και τι σχέση έχει πράξη με το θυμό σου. Μα δεν είμαι θυμωμένο. Έτσι δείχνει Με πράξη. πολύ Όχι, όχι, δεν είμαι ε, συγγνώμη, και σε ένα τσαγάκι, ένα συγγνώμη. μέλι να κλικάνεις λίγο, πιο χαλαρά, πιο σιγανά. Συγγνώμη να πω κάτι, παιδιά. Ε, καταρχήν, επειδή, τάξη, όσο το ξέρω, δεν νομίζω να είναι θυμωμένος ο Πότης. Σας το λέω αυτό έτσι για να πάρετε μια ανάσα όλοι, λοιπόν. Ενθουσιασμένος είναι και προσπαθεί να κάνει μια δράση που όντως έχουμε πολύ γερό να κάνουμε και προφανώ για να οργανωθεί όλο αυτό θέλει πολύ δύναμη και τα λοιπά και προσπαθεί... Ή τέλο πάντων, αυτό βλέπω, να σας δώσω και λίγη θετική, έτσι λίγο ένα σμπρόξιμο για να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Τέλο πάντων, πέρα από όλα αυτά, εγώ προτείνω το εξής. Επειδή οι λεπτομέρειες, όπως είχες πει, Φώτη Πετράτο, είναι αρκετέ. τι θα λέγατε, να βάζαμε τώρα αυτά τα επιμέρους. Εγώ θα τα καταγράψω στα στο... υποειδημία ποια είναι τα ζητήματα που χρειάζεται να σκεφτούμε. Δηλαδή, πρώτον αίθουσα. Δεύτερον, ενδεχομένως μικροφωνική, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, στις συναντήσεις, ό,τι κάναμε, το κατέγραφα. Γι' αυτό ξέρω, ο καθένας, ξέραμε, τουλάχιστον, τι χρειάζεται να γίνει, οκ. Okay? Οπότε, για τη μικροφωνική, μετά θα πει κάποιος ότι ναι, θα ασχοληθώ με αυτό. Ε, ποιος θα μιλήσει στο πάνελ, θα μιλήσει αυτός. Οπότε, να τα ξεχωρίσω εγώ στα τα υπούθμια, αυτά τα θέματα, έτσι να τα πούμε ξανά από την αρχή και μετά, Οκ, okay, κάντε και μια συνάντηση μεταξύ σας στην Αθήνα ή στο TeamSpeak ή φυσική, δεν ξέρω και εγώ τι. Και αν θέλετε βρισκόμαστε την Κυριακή, έχοντας όμως πει θα έχει κάνει τι, για να αρχίσουμε να το προχωράμε μπροστά, καταλαβαίνετε. Η μέρα, τι χρονοδιάγραμμα έχουμε, Φώτη, για πότε το σκοπέδιζα το υλοποιήσεις. Ξεκινάμε τον επόμενο μήνα, του μήνου, 28 Νοεμβρίου, είναι Κυριακή. Αυτό είναι το σκεπτικό. Άρα, υποθέτω έχουμε περίπου 35 μέρε μπροστά μα για να το τελειώσουμε. Για να το στήσουμε, να κλείσουμε αίθουσε, να τυπώσουμε τα flyers, να το επικοινωνήσουμε κτλ. Έτσι, έχουμε γύρω στις 35 μέρε μπροστά μα. Ακριβώ. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα μέχρι αύριο πρωί, λοιπόν, θα κανονίσουμε αυτό που είπε η Χρυσέλ, να γίνει μια απόλυτη ανάλυση όλων των εργασιών που πρέπει να γίνουν. Όπω ακριβώ τα είπε, αίθουσε, μικροφωνικέ, τα μέσα που θα τα επικοινωνήσουμε, τα πόστερ που θα τυπώσουμε, τα κόστη. Όλα να βγουν κάτω. Στα επιμέρου θα δηλώσουμε όλοι ποιο ενδιαφέρεται να κάνει τι. Δηλαδή, ε, βεβαίω και εγώ μπορώ να βοηθήσω ε, στον περιορισμένο χρόνο που έχει ο καθένα. Να, να κλείσω την αίθουσα, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Θα δούμε ποιοι ενδιαφέρονται να κάνουν τι, να κάνουμε ένα ρεζουμέ, να ξέρουμε μέχρι την επόμενη Κυριακή ακριβώ τι έχει αναλάβει ο καθένα και να πάρουμε μπρο. Πώ σου φαίνεται αυτό. Όπω ακριβώ πρέπει να είναι τα πράγματα. Ωραία. Λύθηκε λοιπόν. Λοιπόν, μια ερώτηση. Τι ώρα θα γίνει το event, 28 Νοεμβρίου είναι Κυριακή. Τι ώρα θα γίνει, Η σκέψη που υπάρχει όπω έχουμε συζητήσει και στην ομάδα είναι να γίνει απόγευμα. Δηλαδή να ξεκινήσει κατά τις 5 ώρα το απόγευμα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι. Είδαμε ότι αποδίδει αυτό το σκεπτικό, για αυτό το προτείνουμε. Ξεκινάει μέχρι τι 5.00, γίνεται μια εισαγωγική ομιλία, η οποία δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχει ένα μήκο πέραν των 20-25 λεπτών, γιατί κουράζει πολύ. Γίνεται η προβολή. Ακολουθεί ένα διάλειμμα και αμέσω μετά το διάλειμμα ξεκινάει η ανοιχτή συζήτηση. Οπότε θεωρώ, αν πάμε 6, μία ώρα βίντεο 7, 8 παρά 7,5 ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει η ανοιχτή συζήτηση. οπωσδήποτε για να μην πάει και αργά το βράδυ και χαθεί το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν κάποιο πόσο... άλλο έχει διαφορετική άποψη γι' αυτό. Φώτη, πόσο υπολογίζει συνολικά τη διάρκεια τη δράση, ένα τρίωρο, α πούμε. Κοίταξε, μία ώρα λέμε να το βίντεο, έτσι. Ε, Εισαγωγική ομιλία είπαμε κάνα 20 λεπτό. Τώρα η ανοιχτή συζήτηση, Κάρολα, είναι κάτι πολύ ρευστο. Η συμμετοχή του κοινού μπορεί να είναι τεράστια, μπορεί να είναι και μικρή. Ε, δεν γνωρίζουμε ακριβώ πόσο θα πάρει. Σίγουρα θα πάρει πάνω από μία-μία-μισή ώρα, πάντως. <τυρίζει> ναι, εντάξει, απλώ για να φτιάξουμε κάπως ένα χρονοδιάγραμμα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι μπορεί η συζήτηση να κρατήσει 10 ώρε, ούτε να πούμε ότι θα κρατήσει μισή ώρα, να βάλουμε κάποια χρονικά όρια. Να πούμε, α πούμε, θα είναι τρει-τρει ή όλο το event, για παράδειγμα. Το λέω γιατί. Να δούμε αν μπορέσουμε να κλείσουμε εάν υπάρχει δυνατότητα να κλείσουμε την αίθουσα για περισσότερο από το απόγευμα, δηλαδή θα μπορούσαμε ενδεχομένω να την κλείσουμε και το πρωί, να το κάνουμε διπλό και για αυτού που μπορούν να είναι πρωί και για αυτού που μπορούν να είναι απόγευμα. Δηλαδή να γίνουν δύο events σε ένα την ίδια μέρα θα μπορούσαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Μα παίρνει. Ε, όχι, δεν μα περνεί γιατί το δοκιμάσαμε φέτο τη ΣΥΡΙΖΑ και την πατήσαμε. Ε, να σα δώσω ένα παράδειγμα στην πρώτη ιδέα που κάναμε. Ξεκινήσαμε 12 η ώρα το μεσημέρι και πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόντουσαν κατά τι 3 και 4 η ώρα το απόγευμα, νομίζοντα ότι είναι ολοήμερη εκδήλωση και κυκλική και μπορούσαν να έρθουν και μετά. Βασισμένοι σε αυτό το γεγονό, τη φετινή Z Day τη διοργανώσαμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να κρατάει από τι 12 το μεσημέρι μέχρι τι 8.30 το βράδυ. Σε αυτήν τη Z Day όμω ήρθαν όλοι στην ώρα του. Και απέτυχε αυτό ο κύκλο. Αυτή η, η ενέργεια διπλή. Ναι, ήταν θέμα αυτό. Ωραία εντάξει, οκ λοιπόν, okay. το απόγευμα, Λοιπόν, υπολογίζουμε 3,5 ώρες περίπου, άντε 4 στη... το, το άκρο στραβηγμένο πιστεύω, δηλαδή να είναι 5, ακούγεται καλά νομίζω, 5-9. Ναι κοίταξε, αρκετός αυτή ήταν η σκέψη μου, δηλαδή 9 η ώρα να έχει τελειώσει το event. Αυτό, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ε, Φώτη μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τα πόστερ και αυτά, τι μπορεί να γίνει. Ποιο είναι, είναι το σκεπτικό μου. <σχέρεσαι> τα πω, οι να είναι αφήσεις οι δηλαδή, αφήσει το αργότερο μέχρι την Τρίτη θα είναι το πρωταρχικό σχέδιο στη διάθεση όλων. Οι ε, αφήσει να είναι κοινέ. Θα αναγράφονται πάνω οι πόλει. Αλλά στην κάθε πόλη που θα συμμετέχει το όνομα αυτή τη πόλη θα είναι μεγενθυμένο. Θα είναι δύο μεγέθη γραμματοσύρα σε πάνω. Αλλά θα αναγράφονται όλε. Θα δούμε ποιε θα είναι αυτέ εκτό από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τα απόσυρτα αυτά θα αποτελούν μια πρόσκληση για το event. Θα μιλούν mm. για το κίνημα φυσικά. Θα είναι μια δυνατή εικόνα. Κίνηματο και όπου θα υπάρχει και εκτό από τα βέβαια και έντυπο πρόσκληση στο οποίο θα διοργανώσουμε δράσει οι οποίε να μοιράζουμε στον κόσμο αυτά τα έντυπα για να βλέπει για το κίνημα. Ακριβώ, δεν Νίκο αυτό. Λέμε ότι θα υπάρχει κοινή αφήσα για όλες τις πόλεις, Το υλικό να είναι κοινό. Τι να σας πω, συζητήσαμε την φετινή. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ολόγια θα είναι, Νίκο. Απλά θα αναγράφει τι πόλει. Η αφήσα θα είναι ίδια. Ε, και υπήρχαν άνθρωποι που μαζητούσαν ζητούσαν να ξηλώσουμε τις αφήσει που είχαμε βάλει στην αίθουσα και στο κοιλικείο για να τις πάρουμε μαζί του. Ε, οπότε την έξι, έξι, δει, σε βλέπω. μακέτα φώτη την έξι, Έχουμε βγάλει, ναι, ναι, ναι, ναι. για έχουμε το Έχουμε βγάλει ε, Και το παραπέντε και πολλά άλλα Παιδιά, εμείς βγάλαμε συζήτηση είχαμε στους καμια καμιά 5-6 διαφορετικές αφήσεις 7, τα αρχεία φυσικά τα έχω όλα θα δούμε πώ θα δουλεύει αυτό το πράγμα και για το παραπέντε λέω, που είναι πολύ δυνατή εικόνα. Πολύ δυνατή, είναι λίγο μακάβρια μόνο. Αλλά δυνατή εντάξει. Μπορεί, Μπορεί να γίνει και να συνδυασμό. Κυρία, λίγο πριν από τι αφήσει, έχουμε καταλήξει 5 με 9 ότι θα γίνει η εκδήλωση. Νομίζω ότι αρχικά ναι. το είπαμε. Δεν υπάρχει κάποιο που διαφωνεί έτσι. Θεωρώ ότι είναι Νομίζω ότι πολύ η ώρα. Ώρα είναι. Μια χαρά ώρα είναι. Αν κάποιο έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό ή αρχή ψηλό, γου το συζητάμε. Δεν, είναι... Δεν έχει κλειδώσει καλά και ντε. Ε, ναι. Όχι, εγώ το λέω για να το γράψω, δεν καταλάβατε, κάνουμε την καταγραφή. Ε, λοιπόν, οι αφήσει οπότε πότε θα έχουμε το υλικό, ό,τι? Όπως προείπα πριν από λίγο, σε... το αργότερο μέχρι την Τρίτη θα είναι έτοιμα δύο-τρία δοκίμια από αφήσει και δύο-τρία δοκίμια από έντυπο στη διάθεση όλων, για να συμπληρωθούν, να συνδεθούν οι απόψεις τους και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ε, στην απάντηση, στην ερώτηση του Νίκου, ναι Νίκο μου, θα είναι ολόηδια, αφήσα. Το πού θα τυπωθεί η αφίσα θα το δούμε. Εγώ θα κάνω μία έρευνα σε τυπογραφία, γιατί έχω συνεργάτε τυπογράφου πλέον. Αν είναι να βγάλουμε πολλέ, δεν πάμε σε ψηφιακή εκτύπωση, πάμε σε offset. Ε, και μπορεί να βρεθεί και κάποιο που να είναι υποστηρικτή του κινήματο. Έχω μία συνεργάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία τυπώνει ψηφιακή αφίσα. Το οποίο σα εγγυώμαι από τώρα ότι θα τυπωθεί χωρί να βγάλει το παραμικρό κέρδο. Αυτή κάτι που ρίχνει τιμή περίπου στο 60 70 ε, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Επειδή βλέπω ότι η ομάδα στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο οργανωμένη, ενώ η Αθήνα ε, ως προς το event ακόμα είναι ζητούμενο. Να πω εδώ τώρα για όσους αυτή τη στιγμή παρευρίσκονται στη συνάντηση και είναι αθηναίοι, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες, ώστε να το συζητήσουμε και μεταξύ μας και να πάρθει μια απόφαση, δηλαδή να... Ορίσουμε τώρα, αν γίνεται μια συνάντηση στο TeamSpeak ή μια συνάντηση σε μια καφετέρια, να το συζητήσουμε. Αυτό. Ε, να συζητηθεί δηλαδή πρώτα, να δούμε πόσοι είμαστε, τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας, αν θα μπορούσε να γίνει. Ε, και εδώ κλείνω την παρένθεση αυτή. α τοποθετηθείτε οι και μετά συνεχίζεται και η συζήτηση για το γενικό event. Από Αθήνα κανείς άλλος. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα κάπου κάτι εδώ πέρα να πω, ναι, ε, διαφαίνεται πια από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. για Η αναγκαίοτητα θα πρέπει να συναντηθούμε οπωσδήποτε οι ειδότοι της Αθήνας για να κάνουμε κατανομή τέλος πάντων αρμοδιοτήτων, τι θα μπορούσε ο καθένας να προσφέρει. Ε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει ο Κασταντίνος. Αυτό που εγώ θα πρότεινα θα ήταν εντό επόμενη εβδομάδα φυσική παρουσία Συνάντηση, αφού ο καθένας θα έχει σκεφτεί για την υπόθεση αυτή την οποία συζητάμε τι θα μπορούσε καλύτερο να, να προσφέρει. Τώρα, από την άποψη τη προώθησης του, του event αυτού ε, καλά, αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία απλώς χοντρικά μπορώ να πω το, το επαναλαμβάνω δηλαδή τον το group αυτό θα μπορούσαν να είναι τα αληθινά ψέματα του, του Πάντζου ε, εντάξει, πρόσβαση εμείς φώτισε μέσα μαζικής ενημέρωση και τέτοια δεν βλέπω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκ μέρου μα. Ε, αλλά από τη στιγμή που θα είμαστε σε συνεργασία και με τη Θεσσαλονίκη, ε, νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Το πιστεύω πραγματικά. Απλώς ε, τονίζω ότι θα πρέπει να γίνει ε, συνάντηση με φυσική παρουσία εντό τη εβδομάδα. Θα... Και σε αυτή τη συνάντηση θα ήταν καλό ε, παιδιά να να έρθουμε όσοι μπορούμε δηλαδή να έρθουμε. Να, έτσι, η προηγούμενη συνάντηση που κάναμε. Ε, εντάξει, αριθμητικά, όσο σημασία τέλο πάντων μπορεί να έχει αυτό που έχει και αυτό τη σημασία του, δεν ήταν και τόσο ικανοποιητική. Όποιο μπορέσει να έρθει στη συνάντηση που θα κανονίσουμε τη βδομάδα αυτή. Ναι, ακριβώ αυτό προτάει ο Νίκο. Ε, και για να συνεννοηθούμε, ε, μπορούμε τώρα όσοι είμαστε στην Αθήνα να γράψουμε τα email μα πχ έναν τρόπο κοινωνίας δηλαδή, ώστε να, να ορίσουμε μία ημέρα και, και ώρα συνάντησης. Ε, δεν, έχει γίνει, δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, Κωνσταντίνα. Έχει γίνει. Τα έχουμε. Ε, απλά θα, θα, θα... κάτι, να... θα στείλω email στα ενεργά μέλη που έχουν γραφτεί και έχουν δηλώσει ε, συμμετοχή, τουλάχιστον, στην ομάδα οργάνωσης, στην ομάδα οργάνωσης εκδηλώσεων ώστε μπορεί να βρούμε για από εκεί κάποια μέλη που είναι διαδεθμένα να βοηθήσουν πλέον και θα μπορούσαμε να ε, έρθουν και στη φυσική συνάντηση πιθανώς. Ωραία. Ε, Αυτόρμητα, παιδιά. Εντάξει, καλά είναι και από την ομάδα. Αυτόρμητα, εδώ πέρα, ο καθένας θα μπορούσε να δηλώσει κάποια... τέλος πάντων, να το συζητήσουμε για μέρα και ώρα. Γι' αυτό σου λέω, ότι είναι και θέματα, τη Αθήνα, της Αθήνας, έτσι, τα οποία θα πρέπει να, να τα κοιτάξουμε να τα κανονίσουμε. Ε, τι θα λέγατε για... για την Πέμπτη. Πείτε μου. Εγώ δεν είμαι μέσα. Πιστεύω ότι δεν είναι το πρωί. Μέρα όσο η ώρα. Ναι, σωστά. Ε, αυτό ήθελα να πω. Πέμπτη, πρωί, απόγευμα, βράδυ. Ε, για απόγευμα, ναι. Για απόγευμα. Προσωπικά, απόγευμα είναι... μετά τις 7, παιδιά εγώ προσωπικά. Ε, παιδιά, να, να προτείνω κάτι, ε, να, να σας πω. Άμα θέλετε, εσείς εδώ πέρα κανονί, κανονίσετε κάτι, αλλά να στείλετε και κάνα mail σε όποιον άλλο πιστεύετε πως ενδιαφέρεται. Γιατί τώρα εμείς είμαστε 20 άτομα εδώ. Μπορεί και άλλο να ενδιαφέρεται από Αθήνα ή γενικά. Στείλετε καλά mail σε όποιον νομίζετε εσείς ότι μπορεί. Α, ναι. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Σε όποιον, ας πούμε, γνωρίζετε, ε, έχετε email του και το λοιπά, μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε μαζί του. Ναι, ναι. Μπορεί να μπει και στο... Μπορεί να μπει, συγχνώ που Αυτή η διοργάνωση και αυτή η προσπάθεια Μπορεί να μπει από τώρα Στο facebook Να κανονίσετε μια φυσική συνάντηση Με όποιον μέλος επιθυμεί να έρθει που είναι μέλος στο facebook Δηλαδή η διαφήμιση του να ξεκινήσει από τώρα Προκαλέστε και λίγο ενθουσιασμό Κανονίσει μια φυσική συνάντηση την Πέμπτη που μπορείτε οι περισσότεροι που λέτε εδώ πέρα δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά αν ξεκινήσει από τώρα, θα ξεκινήσει και παράλληλα από τη Θεσσαλονίκη για την άλλη Παρασκευή. ή την άλλη Πέμπτη θα το δούμε αυτό, γιατί μπορεί να αλλάξουμε η μέρα. Και πάμε μπροστά. Καλό είναι να διαφημιστεί. Ε, ναι, αυτό είναι το ε, πρόβλημα. Ε. Φωτί, ότι στο Facebook, στο Facebook δεν πρόκειται περί μελών. Ε, πρόκειται περί οτιδήποτε άλλο εκτό από. Όχι, μάλλον και οτιδήποτε άλλο εκτό μελών. Ε, αυτό είναι το ζήτημα. Ε, το ότι υπάρχει αυτή η ρευστότητα Δεν θέλω να πω στο, ε, το παθείς Αλλά δεν νομίζω ότι η, η λύση είναι μέσα από το facebook Για αυτή τη συνάντηση ε, Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει Πώς θα έρθουμε σε επαφή και με άλλα άτομα Ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο, το, το Κοντογέ Αν θα τον γνωρίσουμε την πέμπτη Δεν είναι ένα θέμα να, να υπάρχει και μια επαφή του με το κίνημα Δηλαδή αν είναι νέο μέλος στο facebook Μπορεί να είναι νέα μέλη, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο να έχουν επικοινωνία με το κίνημα, οπότε μπορεί να γυρίσει και Μπούμερανγκ; Δεν ξέρω και πάλι, είναι στην απόφαση του καθένας, στην άποψη του καθενός, νομίζω. Ωραία. Μετά από το τέλος, για να μην περιοριστούμε σε θέματα κανονίσματο και ραντεβού, στο τέλος της συνάντησης, ας παραμείνουμε, ας παραμείνουμε εδώ όσοι... Ε, θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε ένα, σε ένα τέτοιο meeting της δικής παρουσίας για να κανονίσουμε και τις λεπτομέρειες. Εντάξει, ε, θα ήταν καλό να, συνεχί, να προχωρήσουμε τη συνάντηση και να το συζητήσουμε αυτό μετά το πέρας του meeting of the record. Ε, συμφωνώ με το πρώτο ότι προχωρήσουμε στην ατζέντα τη συνάντησης και μετά για όσου αφορά αυτό το θέμα το συζητήσουμε στο τέλος. Ε, παιδιά, συγγνώμη που νομίζω ότι είναι μέσα στις διαδικασίες, στη διαδικασίε να ορίσει τη συνάντηση. Νομίζω το είπαμε αυτό για να μην αναλώσουμε το χρόνο εδώ σε, σε ραντεβού, α πούμε, και εγώ συμφωνώ με αυτό. Ε, ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Είναι ένα πρακτικό θέμα τώρα αυτό. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε μετά τη συνάντηση. Α παραμείνουμε εδώ πέρα όσοι τέλο πάντων μπορούμε να συμμετάσχουμε και α το, το δούμε μετά τη συνάντηση. Α προχωρήσουμε. Ας το προχωρήσουμε. Λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίθετη άποψη. Ναι, και εγώ να το αφήσουμε για μετά το τέλο να προχωρήσουμε σε άλλο τοπικ αφού δεν υπάρχει αντιρισκώστα <χει> εκτός από την ελευθερία. Δηλαδή. Sorry, η ελευθερία. Έρια. Σίγουρα, Οκ, λοιπόν, όσον αφορά τώρα το θέμα συντονιστεί, δεδομένου ότι ε, δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του chapter, ε, νομίζω δεν είχε ε, θέμα εκλογής, national coordinator. Ε, απλά έφυγε το ζήτημα από το φωτοκοντά, όσον αφορά το... την επιλογή ενός εκπροσώπου για να επικοινωνούμε με το παγκόσμιο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο τουλάχιστον αν κατάλαβα σωστά. Ναι, υπάρχει μια πρόταση από μένα. Ε, διαφωνώ. Διαφωνώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα το θέμα με το GR για να εκλεγεί εντός εισαγωγικών ένας National Coordinator. Βασικά η πρότασή μου είναι να είναι δύο. Και όχι να αποτελούν ένας national coordinator με την τυπική έννοια που τους επιλέγει το κίνημα, αλλά για να υπάρξει οργάνωση. Κάποιοι άνθρωποι, δύο άνθρωποι, να εξουσιοδοτηθούν από τα ενεργά μέλη του ελληνικού, σκηνή, του ελληνικού κινήματος να μιλούν με το Global. Αυτό το πράγμα έχει διπλή όψη. Από τη μία είναι οργάνωση, στην ουσία της. Από την άλλη, δείχνει και στο Global ότι κινούμαστε συνδεταγμένα και αποφασιστικά, όπως ακριβώς πρέπει να γίνει. Το global είναι διστακτικό Και είναι διστακτικό όχι γιατί δεν θέλει να επιλέξει πλευρά, είναι διστακτικό γιατί σκέφτεται στρατηγικά. Και για τους ίδιου και για τον Πίτερ, και για τον Γκίλμπερτ, θα είναι πλήγμα να άρουν την αναγνώριση από ένα τμήμα, το οποίο οι ίδιοι είχαν εμπιστευτεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, είναι αδιανόητο, όπω έχω γράψει και στα mail, παιδιά. Είναι αδιανόητο το 99% των ενεργών μελών στην Ελλάδα ένα subchapter, όπω είναι τη Θεσσαλονίκη, ο συντονιστή ενό τέτοιου chapter, να θέλουν την απομάκρυση αυτών των ανθρώπων και αυτό ακόμα να μην έχει συμβεί. Είναι απλά αδιανόητο. Δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε δηλαδή πάλι. Ότι θα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το θέμα. Το θέμα με το GR ξεκίνησε στι 19 Μαρτίου, όταν, μισό λεπτό λίγο. Έστειλα αυτόν, αυτό το mail στον Gilbert, 19 Μαρτίου έγινε αυτό, ο οποίος, θα δείτε και την απάντηση από κάτω, με κάλεσε στο TeamSpeak, ο οποίος ήταν πραγματικά θυμωμένο και ήθελε να αποσύρει την επισημότητα από το GR και να τους βάλει Android Investigation. Από εκεί πέρα έγιναν τα γνωστά, τους έστειλε αυτό το αυστηρό mail που τους έστειλε, στην ουσία τους ανάγκασε να έρθουν στο TeamSpeak και... Ξεκίνησε όλη εκείνη η σειρά συζητήσεων που ξέρουμε πώς κατέληξε γιατί υπήρχαν και άνθρωποι μέσα στο TeamSpeak των οποίων ο αρνητικός λόγος και η φωνακλάδικη παρουσία έδρασε αρνητικά πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, σεβάστηκα την επιλογή του Μωανντίπ να σταλεί αυτό το mail θεωρώ ότι και καλό είναι αυτό Επίση θεωρώ ότι δεν θα έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα και η αμέσως επόμενη κίνηση των μελών του ελληνικού κινήματος που δεν μπορεί να σύρονται κάτω από δύο ανθρώπους, επειδή έχουν εξασφαλίσει ένα domain name, γιατί αυτό συμβαίνει, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να πιέσουν. Υπάρχουν τρόποι πίεσης. Οι δύο αυτοί εκ, εκπρόσωποι, ας πούμε, των μελών του ελληνικού κινήματος. Να συντάξουν ένα mail, το οποίο δεν θα το στείλουν στον Γκίλμπερτ και στον Μπίτερ, θα το στείλουν στο, στην ε, ομάδα Google, που έχουν τα τμήματα και οι ιδρυτέ τμήματων παγκοσμίω να, να επικοινωνούν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα δημοσιοποιηθεί με την ακριβή περιγραφή των όσων έχουν συμβεί, μην αφήνοντα πλέον σε Γκίλμπερτ και Τζόζεφ καμία άλλη επιλογή από το να πράξουν, αυξέρουν ότι πρέπει να πράξουν. Δεν μπορεί να κατεβαίνει ένα φόρουμ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο που οι περισσότεροι που είστε εδώ μέσα δεν ήσαν εκείνη την εποχή, χωρί καμία προειδοποίηση. Να διαγράφονται χιλιάδε δημοσιεύσεις και εκατοντάδε άρθρα. Να πέφτει ένα GSN χωρίς καμία αιτιολογία, μόνο με προθεσμία τεσσάρων ημερών, να σώσει κάποιο το υλικό του. Και να συζητάμε ακόμα ότι θα περιμένουμε τον Γκίλμπερτ και τον Πίτερ να πάρουν την απόφαση για το ελληνικό κίνημα. Όχι παιδιά. Νομίζω ότι ε, τα λόγια πάνω σε αυτό το θέμα και συζητήσεις έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο του. Πλέον πρέπει να μιλήσουν οι πράξεις. <ΣΠΣ> <ΣΣΣ2> <ΣΡερά> <ΣΣ> Δυο ερωτήσει Φωτή. Καταρχήν, ε, υπάρχει link του, ας, του, του chapter Θεσσαλονίκη στο κόμμ. Yeah. Ε, Απάρξε μου σε φυσικά, αυτό και θα σα ρωτήσω κάτι άλλο. Φυσικά. Υπάρχει. Από τους πρώτους μήνες... Φυσικά, ναι. Από τους πρώτους μήνες υπάρχει τη ομάδα Θεσσαλονική. Ναι, Φωτή. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Κάτι άλλο. Εσύ, στο κίνημα, θεωρείσαι coordinator της Ομάδας Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ... Εσύ, προσωπικά, μάλλον το τσάπτορ της Θεσσαλονίκης είναι αναγνωρισμένο και εσύ είσαι αναγνωρισμένος συντονιστής της ομάδας Θεσσαλονίκης, σωστά? Ακριβώς. Τσάπτορ της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Άρα, το ζητούμενο εδώ πέρα δεν είναι να εκλεχτεί national coordinator, το οποίο και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Κώσταρ με αυτό που είπε πριν, ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, ε, ακριβώς για να τονίσουμε το πρόβλημα, ότι... Ε, δηλαδή ότι μας δημιουργούν πρόβλημα ακόμα και να οργανωθούμε σε επίπεδο, σε επίπεδο εκλογής National Coordinator θα ήταν καλό ε, αυτή τη στιγμή από την Αθήνα να μην υπάρχει, να μην υπάρχει National Coordinator επειδή είναι ρευστή, ρευστή η κατάσταση Εσύ είσαι που είσαι δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα Όχι φωτιά, αλλάζει γιατί πλέον θα μιλήσουν δύο εκπρόσωποι του ελληνικού κινήματος εν γέννη ενό ενός ε, sub-chapter θα μιλήσουν Δύο εκπρόσωποι, εξουσιοδοτημένοι από τη συντριπτική πλειονότητα των μελών του ελληνικού κινήματος, όχι ενό τοπικού τμήματος. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό. Επέτρεψα μου να σου πω ότι δυστυχώς θα υπάρχει και η άλλη άποψη. Έτσι, δεν είναι αυταπόδεικτο ότι το 99% των μελών έτσι, βρίσκονται εδώ στο TGM. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε αυτό απόλυτα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στο GR. Δεν ξέρουμε πώς υποσύρει το GR. Βλέπω κάθε τόσο ανθρώπους οι οποίοι πετάγονται. Έτσι; Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς ε, ε, εδώ η ομάδα τέλος πάντων, που συμμετέχουμε στο, στο Timmy Speak μέσα από το, από το TGM υπάρχουμε. Το TGM ως link στο com δεν υπάρχει. Γι' αυτό τι έχεις να πεις. Υπάρχει. Ε, να πω ότι Α, ε, λόγω της προηγούμενης... Οκ. Okay. Αν έχει μπει πολύ καλός. Ε, λόγω τη προηγούμενη συζήτηση που κάναμε με τον κ. Κλέαρχο και είχε ετοιμάσει αυτή την πρόταση ήδη, απλ, γι' αυτόν τον λόγο και υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να θέσουμε ένα χρονικό όριο στην απάντηση σε αυτού του mail που στάλθηκε και αυτή τη επιστολή που ζητάει συνεργασία κτλ. Ε, θεωρώ ότι η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να περάσουμε σε πιο δραστικά μέτρα. Αυτή η ανθιγεινή ιστορία που έχει αποδεκατήσει κυριολεκτικά το ελληνικό κίνημα. Πρέπει να τελειώνει εδώ κύριοι και κυρίες φυσικά. Δε, Πρέπει να τελειώνει απειρίσει. εδώ. Υπάρχουν ε. τρόποι αυτοί να πιεστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να τελειώνει εδώ. Τώρα, το αν είναι αυταπόδεικτο ότι τα ενεργά μέλη του ελληνικού ας πούμε, υπάρχουν εδώ και όχι στο Τζιγάρ ε, και ότι θα υπάρχει η άλλη πλευρά, ε, σαφώς και θα υπάρχει η άλλη πλευρά, ε, μου είναι τελείως αδιάφορο. Η προσωπική μου θέση και πιστεύω ότι είναι γνωστή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στο μέλλον δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν κάποια αναγνωρισμένη σχέση με το ελληνικό κίνημα Zeitgeist, όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό μαζί τους, αλλά γιατί θεωρώ ότι αποτελούν ζημιά στο κίνημα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος όπως είναι η Αντωνία Πάπα, η οποία έχει πει σε άνθρωπο, αθηναίο, πρόσφατα, σχετικά, ότι έχω κάποια ηλία, είμαι 47 ετών και πρέπει να δω τι θα κάνω με τη ζωή μου και να εννοεί το κίνημα Zeitgeist. Να ξεκολλήσουμε λίγο παιδιά. Εντάξει, είναι άνθρωποι φωτί, που ναι. είχαν απάδευτες συμπεριφορές, ε, ναι, ναι, okay, οκ, Για μένα προσωπικά, δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσετε μαζί μου, επειδή έχω... επειδή ξεκίνησα κιόλας τη μετάφραση του guide που σηκώθηκε για τις διαδικασίες και διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά όλα όσα λέγονται μέσα για τις ενστάσεις, τις διαδικασίες, τις συγκρούσεις, τι διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο κίνημα, για μένα προσωπικά είναι ένα case study το όλο ελληνικό ζήτημα. Σαν άνθρωπος, δεν ξέρω σε, σε τι βαθμό καθένας από εσά έχει αμφιβολίες για τη διωσιμότητα του όλου project, του Zeitgeist, ενώ μέσα στο μυαλό σας, κατά πόσο είναι 100% πεπισμένους ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν ή αν έχει τις προσωπικές του αμφιβολίες. Εγώ προσωπικά ως άνθρωπος έχω πάντα αμφιβολίες. Θέλω να δω... Στην πράξη, ανθρώπου οι οποίοι έχουν συντάξει όλε αυτέ τι διαδικασίε και που έχουν ξεκινήσει το κίνημα και που πρεσβεύουν αυτά που πρεσβεύουν, θέλω να δω εάν πραγματικά είναι ικανοί να τα εφαρμόσουν. Γιατί δεν συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε πάρα πολύ απλά για τη ρητή εφαρμογή όσων γράφουν και όσων πρεσβεύουν. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και ένα επιχείρημα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να του πούμε, κύριοι, εδώ πέρα έχετε κάποιε διαδικασίε. Εσεί τι γράψατε. Είναι το, το, το guideline για όλο το, για όλο το παγκόσμιο κίνημα. Εσείς δεν πρέπει να τις εφαρμόσετε. Δεν είναι θέσεις σας και δουλειά σας να εφαρμόσετε τις διαδικασίες αυτές. Πιστεύω Α. ότι αυτό θα είναι ένας, ένας κάποιο μοχλός πίεσης. Ακριβώς. Ακριβώς. Σύμφωνο. Και ακριβώς αυτό είναι και το θέμα μου. Ότι εμένα ναι, η, η σύγκρουση για μένα αυτή τη στιγμή mm. έχει, περιοριστεί, έχει περιοριστεί σε σχέση με το global. Δηλαδή ουσιαστικά το κίνημα στο οποίο εγώ συμμετέχω αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι οι αμυντικοί του μηχανισμοί απέναντι στους ανθρώπου τύπου GR, Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα θα μου πει το συζητάμε πάλι. Ναι, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Εφαρμόζονται αυτά τα οποία οι ίδιοι υποστηρίζουν. Εμεί τώρα στέλνουμε. Δηλαδή θέλω να πω το εξή: Στέλνουμε το, ένα letter και προτείνουμε μια πολύ βιώσιμη λύση. Και λέμε ο, ο ένα εδώ, ο άλλο εκεί. Και οι δύο μαζί να υποστηρίζουν κλπ. Μα γράφουνε. Δεν έχουμε κάποια απάντηση. Έτσι, και εμείς εκλέγουμε coordinator. Μα δεν είναι λίγα και κωμικό. Φωτή, να το θέσω αλλιώ, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, να το καταλάβουν όλοι και με συγχωρείτε για τη γλώσσα μου. Δεν το συνηθίζω. Εάν δεν μπορεί ο ίδιος ο Πίτερ να εφαρμόσει αυτές τις μαλακίες που γράφει, ε, με συγχωρείς τότε, όλο το οικοδόμημα για μένα ε, χάνει. Αν ο ίδιος ο δημιουργός του, για πολιτικής, την οποία πολιτική ο ίδιος εξ αρχής καταδικάζει δεν μπορεί να τους εφαρμόσει, τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ε, ναι, υπάρχει θέμα. Να, να, ναι. να πω κάτι εδώ, έτσι, σύ, θα συμφωνήσω. Α, να έχουμε κάτι υπόψη είναι ότι ο Πίτερ, ειδικά ο Πίτερ, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το χρόνο να ασχοληθεί με κάθε τσάπτερ. Θα έπρεπε να υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί πιο ε, κάτω από τον απ το Πίτερ για να τα έχουν αυτά. Θεωρώ ότι ο μηχανισμός πρέπει να, να εξελιχθεί εδώ πέρα και με παράδειγμα το ελληνικό τσάπτερ μπορεί να μπορεί να εξελιχθεί παραπέρα ε, δε, Διαβάσατε το link που έδωσα με το mail που αντάλαξα με τον Gilbert. Το προηγουμένως έδωσα ένα link Το έχω ανοίξει, δεν το έχω διαβάσει Ωραία, ρίξε το μια ματιά γιατί είναι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή του ο λόγος που το ποστάρω είναι αυτός και έχω και το προηγούμενο mail με τον Peter που το, όταν το έστειλα mail όταν κατέρευσε όταν κατέβηκε το ελληνικό φόρουμ. Δεν μπορούν να αυτοδιαψηθούνται καταρχήν. Υπάρχουν μοχλοί πίεσης πολύ μεγάλοι, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ε, το mail που έστειλε ο Κώστας, του Κλέαρχου η πρόταση δηλαδή βασικά, μπορεί να απαντηθεί σε βάθος παιδιά πολλών εβδομάδων. Ή να μην απαντηθεί καν. Ένα είναι βέβαιο ότι θα απαντηθεί χλεβαστικά το GR. Γι' αυτό σας διαβεβαιώ. Θα υπάρξει κάποιο χρονικό όριο ανταπόκρισης σε αυτή την πρόταση για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο συνδυταγμένο βήμα. Ε, όπως αναφέρεται και στο, στο γράμμα που στείλαμε θα πρέπει να γίνει πολύ σύντομα δεδομένο ότι υπάρχει το Zeitgeist Moving Forward και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχουν έναν coordinator οι οποίοι θα πρέπει να υπογράψουν συμβόλαια κτλ. κτλ. Μπορώ να προτείνω κάτι. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Στα μάτια μου είναι προφανές ότι για τους χύψη λόγου δεν, δεν θέλουν να προχωρήσουν σε σύγκρουση. Ο Χολίδης γνωρίζει προσωπικά το Φρέσκο και τη Ροξάν. Είμαι σίγουρο ότι χρησιμοποιεί στο έπακρο αυτή τη γνωριμία που έχει προς όφελός τους. Και είναι πολύ πιθανό αυτή η βαλίτσα να πάει πάρα πολύ μακριά. Εμεί να είμαστε εδώ πέρα δέσμοι αυτή τη κατάσταση, και όποιο νέο άνθρωπο έρχεται και θέλει να δουλέψει μαζί μα και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία μα και τι μεθόδου μα. Ακριβώ. Και, και είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι από την άλλη μεριά θα χρησιμοποιούν με κάθε του ευκαιρία μέιλ όπω αυτό που στείλανε στο Facebook και έπεσε στα χέρια μου του προάλλε μου τον Κώστα που λέει ότι είμαστε. Εντό εισαγωγικών τσαρλατάνοι, να το πω πολύ απλά, λαϊκά, το οποίο θα προσπαθούν να ακυρώσουν κάθε μας ενέργεια, όσο πετυχημένη και αν είναι. Να, μην, να το πω απλά, θα αιμορραγούμε. Μπορούμε να προτείνουμε να αλλάξουν το, τη δομή του officiality, δηλαδή να προσθεθεί δεύτερο official chapter, στο, στο global, δηλαδή να αναγνωριστεί σαν δεύτερο ιστότοπο, σαν δεύτερη ομάδα official και η δικιά μα, για να μην υπάρχουν αυτά τα σημεία τριβή. Και στο κάτω-κάτω, να σας πω κάτι. Ο καλύτερο, ρε παιδιά, α κερδίσει. Ας κερδίσει. Ο καλύτερο, α πάρει τα μέλη και τι ε, αρμοδιότητε που του αντιστοιχούν. Δηλαδή, αν εμεί έχουμε το official, δηλαδή το οποίο θα εμποδίζει του άλλου να κυρώνουν το έργο μα. Και είμαστε ικανοί και μπορούμε να κάνουμε τι ε, ενέργειέ μα, να έχουμε τη δομή μα, να έχουμε τα φόρουμ μα, τα εργαλεία μα και να είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι από του άλλου. Ε, τότε πιστεύω ότι τα μέλη σε εμά θα έρθουν, δεν θα πάνε εκεί. Ε, Ωραία. Ε, Συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο που υπάρχει. Κάρολε, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου και το κατανοώ, αλλά το να ζητήσουμε. Στην ουσία, δηλαδή, να ζητιανεύσουμε. Να, μας κάνουν, να κάνουν και το TZM επίσημου. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα... Δεν το λέω αυτό, χωρίς να θέλω να σημειώσω καθόλου κάρα. Λέει, απλά μιλάω λίγο έντονα. Δεν με μειώνεις, εγώ σκέψεις και προτάσεις okay. κάνω. Okay. Ριζι, ναι, okay. okay. Να βρούμε okay. μια okay. λύση. Okay. Αυτό θέλω, okay. αυτό okay. με νοιάζει okay. μένα. Θεωρώ ότι η μόνη λύση που υπάρχει είναι αυτοί οι άνθρωποι... Μη να μην ξαναέχουν ποτέ στο μέλλον. Όχι παιδιά, γιατί απλά έχω μπαφιάσει. Έχω μπαφιάσει... Να ασχολούμαι με ανθρώπου που απέδειξαν τόσε πολλέ φορέ ότι ουδεμία σχέση έχουν ιδεολογική και πραγματική με το κίνημα Ζαϊτ Γκάιστ. Δεν χρειάζεται να πείσει κανέναν. Εδώ ε, δεν χρειάζεται Μη... να πείσει κανέναν. Όχι, όχι, δεν το, δεν το κάνω γι' αυτό. Έχω παθιάσει <χι> τα αλήθεια. Έχω παθιάσει τα αλήθεια. Όχι, όχι, δεν το κάνω γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται. Το κάνω δεν, γιατί βέβαια, το αυτή ξέρω. είναι η φυσιολογική μου αντίδραση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα διανόητα πρέπει να σταματήσουν εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι είναι για το καλό του ελληνικού κινήματος, προσωπικά τουλάχιστον έζι πιστεύω, να μην έχουν σχέση με το κίνημα και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί και ότι μπορεί να επιτευχθεί. Ε, τα μέλη του κινήματος που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο TeamSpeak και τέλο τα μέλη τα οποία είναι ενεργά και κλείνουν με το TGM έτσι μπορώ να το αναφέρω έχουν και έχουμε ένα μεγάλο αβαντάζ. Το αβαντάζ αυτό χωρίς να θέλω να αναφερθώ, αναγκαστικά θα το κάνω, είναι ο μιλόν. Μέσω του ομιλόν αναγνωρίστηκε το GR. Αυτός είναι ο λόγος που ο Γκίλμπερτ έδωσε τότε τέτοια βαρύτητα στο mail που πόσταρα και καλό είναι να το διαβάσετε. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μάτω την προηγούμενη εβδομάδα με ρώτησε αν εμπιστεύομαι τους διαχειριστές του TGM. Φυσικά το απάντησα ναι. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το αβαντάζ. Και να πάμε σε μοχλούς πραγματικής πίεση, όπου πλέον δεν θα έχουν άλλη επιλογή αυτό να κάνουν αυτό που πρέπει. Σύγκρουση θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Αντίδραση από την άλλη πλευρά θα υπάρξει. Σας διαβεβαιώ, γιατί συνεργάστηκα με αυτού του ανθρώπου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνανε κάτω από το Σεκτάρι, δεν απάντησα ποτέ σε προσωπικές επιθέσεις, γιατί θεωρώ ότι ένα, κίνημα του, ένα μέλος του κίνηματος Zeitgeist δεν απαντά με αυτό το κατάπτυσσο τρόπο με τον τρόπο που χρησιμοποιούν. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα που έχουν κάνει και σας διαβεβαιώ ότι αν πάνε σε μια τέτοια αντιπαλότητα, προς το global, θα είναι και το χειρότερο που μπορούν να κάνουν. Αυτά. Ε, Φώτη Βροντά, θέλω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Και με αφορούμε κάτι που ανέφερε πριν. Από τη μία, αν έχω καταλάβει καλά, και σε αυτό θέλω τη ευκρίνηση, από τη μία θέτει νομίζω, θέμα απομάκρυνσης των συγκεκριμένων ατόμων που κατά κοινή ομολογία κάνουν κακό στο κίνημα. Αλλά από την άλλη, αν κατάλαβα καλά, εσύ ίδιος είπε ότι ε, ο Τζόσεφ ή ο Γκίλμπερτ δεν θέλουν να υπάρχει μια διαδικασία σύγκρουσης, οπότε δεν θέλουν π.χ. να αλλάξει και το domain name. Αυτά τα δύο είναι αλληλουσυγκρόμενα. Πώ θα γίνει από τη μία να απομακρυνθούν αυτά τα άτομα, όταν οι ίδιοι, τα ίδια τα άτομα από το διεθνέ δεν θέλουν, π.χ., να αρθεί η κυριότητα του domain name τους αυτό δεν έχω καταλάβει. Πώ μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν, Κωνσταντίνε, διάβασε το link που έδωσα από την ανταλλαγή mail που είχαμε με τον Gilbert, ε, Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Με δύο λόγια, τι λέει, Ποια είναι η φιλοσοφία του, Μη διαβάσει τι έστειλα, Διάβασε την απάντηση του Gilbert. Είναι κάτω κάτω. Θα δεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά, τηρούν και μια στρατηγική στάση Ίσως και με την ελπίδα Να λυθεί το πρόβλημα Ε, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα Είναι αυτοί οι άνθρωποι Θα χρησιμοποιήσω ώρα που δεν μου αρέσει καθόλου Να αποεπισημοποιηθούν Αυτό είναι ο τρόπος να λυθεί το πρόβλημα Δεν έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι Άλλον τρόπο Να λυθεί το πρόβλημα. Μπορούμε να στείλουμε mail και να ζητήσουμε αυτή την ακρόαση εντό εισαγωγικών που λέγανε ότι θα είναι ο Γκίλμπερτ, θα είναι ο Πίτερ κτλ. Γι' αυτό ακριβώ έχω προτείνει να, υπάρχει, να υπάρχουν δύο άτομα που να αναγνωριστούν ω εκπρόσωποι των υπολείπων. Για να υπάρχει μια τέτοια άντληση. Αλλά σε αυτή τη συνάντηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι η Ανδονία, ο Χολίδης, ο Πίτερ ο Γκίλπερ και καμιά δεκαπενταριά ή 20 άλλα μέλη του κινήματο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα πρέπει hey. να είναι δύο συγκεκριμένα άτομα τα οποία να μιλήσουν εκ μέρους των υπολείπων για να γίνει αυτό το πράγμα ε, οργανωμένα. Σωστά, σωστά. Ε, κάτι, κάτι λίγο να πω εδώ πέρα, Φώτη. Εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω για ποιο, για ποιο λόγο θα έπρεπε να υπάρχει national coordinator και όχι ο εκπρόσωπη. Ε, ούτως ή άλλως και στο mailing, εγώ, στο εγώ. gmail από σένα είδα ένα μέλι σήμερα που το επικροτήσε αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι για το πολύ πολύ αυτό συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο έχουμε οι οποίοι να είναι εξουσυδοτημένοι και από τα υπόλοιπα μέλη έτσι, για να μπορούν να μιλούν με το, με το παγκόσμιο Προσθή όμω η βιασύνη για Σόνι και καλά ανάστηνο κορδινέητρο αυτό δεν καταλαβαίνω Δηλαδή στην παρούσα φάση το εκπρόσωπος νομίζω είναι ικανοποιητικό έτσι δεν είναι Ρε παιδιά μην παίζουμε τις λέξεις, όπως θα είδες και στο mail ακριβώς αυτό λέω, εκπρόσωπο μιλάω, εγώ δεν μιλάω να υπάρχει national coordinator με την τυπική έννοια, αυτό είπα και πριν ε, Το είπα και πριν από αρκετή ώρα αυτό, δεν μιλώ για national coordinator, μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από τα μέλη, να μιλούν με το global για το συγκεκριμένο θέμα Να του πούμε Μα... εκπρόσωπους, να τους πούμε εκπρόσωπους Δεν μιλάω Άγησε για κάτι συζήτηση... άλλο Τη συζήτηση να ανοίξει ο Κώστα και είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για national coordinator τώρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και εσύ είπε, Όχι, διαφωνώ. Θα πρέπει να υπάρξει εκλογή national coordinator. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Λοιπόν, το παίρνω, λοιπόν, εκφράστηκα λάθο και λέω ότι χρειάζονται να είναι, κατά τη γνώμη μου, βίο, δύο εκπρόσωποι οι οποίοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν το ελληνικό κίνημα για αυτό το θέμα με Πίτερ και Γκίλμπερτ. Οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται και σε άψογη συνεργασία μεταξύ του, βέβαια, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Κορδινέητορη ο... Θεσσαλονίκη έχει και είσαι εσύ, έτσι, και τώρα από την Αθήνα, έτσι, ένα θέμα το οποίο έχουμε να αγγίσουμε. Μη, μη συνεχίσεις, δε, μη συνεχίσεις, δε, δε. Μη συνεχίσεις. Μη συνεχίσεις, Από την Αθήνα προτείνω το Φώτη το πετράτο. Όχι <laughs> <laughs> ο Φώτης ο πετράτο δεν θα μιλήσει. Λοιπόν, από την... Ε, όχι φίλε μου, λυπάμαι. Αυτό το πράγμα δεν σου ζητείτε. Δεν, δεν σε ρώτησα γι' αυτό, αν θέλεις ή όχι. Δεν ξεκινάμε καλά. Διακρίνω τάσει <laughs> φασισμού. <laughs> δεν θα διακρίνω τάσει εδώ. Λοιπόν, τέλο πάντων, όχι, όχι φώτη, γιατί δεν έχω ούτε το χρόνο και έχω θέμα με αυτό. Έτσι, Ούτω ή άλλω, ε, όποιο τελικά εμεί αποφασίσουμε να είναι εκπρόσωπο, παραλαμβάνω εκπρόσωπο Αθηνών. Συγχωρείτε λίγο. Εκπρόσωπο Αθηνών. ούτε ή άλλως θα είμαι σε πολύ στενή επαφή μαζί του, όποιο και αν είναι αυτός. Έτσι, Οπότε αυτό που απομένει τη στιγμή αυτή. Για σε σχέση με το topic συγνώμη. Είναι να μαζευτούμε ή της Αθήνας και να, να, να αποφασίσουμε ποιος θα είναι εκπρόσωπο. Έτσι και εσύ μαζί με αυτόν τον εκπρόσωπο τον δικό μας. Έτσι θα απευθύνεστε στο παγκόσμιο. Είναι okay; επαναλαμβάνω ότι προτίμηση το φώτο το Πετράτο. Να βάλω μια πρόταση. Φώτη, εσύ είσαι του της Θεσσαλονίκης. Χωρίς να παρεξηγηθώ σε αυτό που θα πω, άφησέ μας εμάς να συζητήσουμε στην Αθήνα και να δούμε ποιος είναι σε κατάλληλη θέση και ποιος θέλει να μας εκπροσωπήσει. Ακριβώς. Και φυσικά αστίευα όμως η προηγούμενη απάντηση, έτσι. Φυσικά και ισχύει αυτό που μόλις είπατε, οκ. Μην παρασκήθουμε και όλος με το χιούμος, τελικά. Εντάξει, για να γίνει έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Γιατί έχουμε και εμεί τα ζητήματά μας. Εμείς προτείνουμε τον Κώστα και τον Φώτη. Ο Φώτης προτείνει εμένα και τον Κώστα. Ο Κώστας προτείνει τον Γιώργο και τον Μίτσο. Γενικά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι Μπράβο, ναι. Θα πρέπει ο πάει να είναι προετοιμασμένο, να θέλει να το κάνει έτσι, να έχει γίνει μια συζήτηση και μια συμφωνία με όλου του Αθηναίου, α το πω έτσι. Ε, και να μην, να μην το νιώθει σαν βάρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην το κάνει με την καρδιά του, α το πούμε έτσι. Έτσι, έτσι. Και το καλό ή το κακό συνόλου υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει κανένα αυτοπροτινόμενο. Να καθυστερήσω και, το, και τον Μπάντζο, το Γιάννη. Κάτι θέλει να πει, Γιάννη. Καλησπέρα. Ήθελα να πω ότι ο διαχειριστής, της, enter, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο πιο άμεσο δημοκρατικός θεσμός, γιατί είναι rotating, είναι εκπρόσωπος και κάνει πάντα το έργο του και κανένα τα βάζει μαζί του. Κόκας. Κόκας, χρησιμοποιήστε το, γιατί μπήκα μάλλον στη σωστή, στο σωστό timing, που μιλάτε για εκπροσώπηση και πολύ καλά κάνετε. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εφόσον η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μπορούν στα του οίκου του να βρουν μια φόρμουλα εκπροσώπηση για να βγουν δύο εκπρόσωποι, ένας από τη Θεσσαλονίκη και ένας από την Αθήνα, από εκεί και πέρα το μοναδικό θέμα που τίθεται κατά την προσωπή μου άποψη είναι ο να έχει τον χρόνο να αφιερωθεί, να ε, γιατί καταλαβαίνω πολύ καλά το φώτι που είπε πριν τον Πετράτο ότι δεν μπορεί να το αναλάβει λόγω φόρτου εργασίας γιατί άλλωστε και εγώ κάπως έτσι είμαι και τώρα τελευταία σας βλέπω συνέχεια στα πεταχτά ε, έχουμε διάφορες ας πούμε υποχρεώσεις που μας δεσμεύουν χρόνο ε, και θέλω, θέλω να προτείνω όντως επειδή μιλάμε για εκπροσώπηση και όχι αντιπροσώπευση ε, άτομα που πραγματικά διαθέτουν το χρόνο να δοθούν σε, σε μια εκπροσώπηση προς τους διεθνείς, να το αναλάβουν. Η εμπιστοσύνη υπάρχει γιατί όπως είπα και πριν είναι η διαχείριση μιας πολυκατοικία είναι ένας απρόσωπος θεσμός εκπροσώπησης ο οποίος τρέχει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο μοναδικός δημοκρατικός θεσμός που τρέχει αλάνθαστα, διότι ε, με το παραμικρό λάθος καθορίζεται από μόνο του. Είναι εκπεριτροπής εκ ε, Γιάννη, απλώ μία διευκρίνηση. Ε, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για global, για national coordinator επίπεδο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον εκπρόσωπο του ελληνικού ζητήματος. Δηλαδή είναι για topic specific εκπρόσωπος. Ναι, ναι, ναι αυτό έχω. Ε, το μια έννοια. Ναι. Ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος, ουσιαστικά το έργο που αναλαμβάνει είναι να προωθήσει τα, όλα τα ζητήματα στο σύνολό τους που έχουν σχέση με τη σχάση του ελληνικού κινήματος, αν δεν απατώ. Ακριβώς. Οπότε, ε, εγώ προσωπικά, σαν Τζον που έχω μια πολύ βρώμικη και συγχρόνως μια πολύ καλή, καθαρή ιστορία στο κίνημα, λίγο παράδοξο ακούγεται, αλλά σκεφτείτε το λίγο, ε, σε έναν εκπρόσωπο έχω και εγώ δύο-τρία points που θα ήθελα να προωθήσω. Η αυτή την έννοια λοιπόν, εφόσον ο εκπρόσωπος λειτουργεί συγκεντρωτικά στο να πάρει τις ερωτήσεις μας και να τις θέσει, να πάρει τις προτάσεις μας και να τις θέσει στο International, ε, εννοείται ότι ε, δεν έχει πα, ε, παραπάνω αρμοδιότητα από του διαχειριστή μιας πολιτικίας, διότι ουσιαστικά είναι μια συγκεντρωτική φωνή. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν είναι ένας αρχηγό που θα πάει στο International να πει τα δικά του, θα πάει να εκφράσει mm -hmm. το λόγο μου, το λόγο του Φώτη του Πετράτου, το λόγο του Βαγγέλη Forvenus Project, mm -hmm. Το λόγο μας θα πάει να εκφράσει. Mm -hmm. Απλά για λόγους πρακτικότητας και δεοντολογίας θα πρέπει να μιλάει αυτό συγκεντρωτικά. Εγώ κάπω έτσι το σκέφτομαι. Έτσι ορίζεται κιόλα γενικότερα ο εκπρόσωπος από, το, από τα guidelines. Αυτός είναι ο ορισμός, δηλαδή, στην ουσία του coordinator. Απλώς ένα άσχημο παράδειγμα θα φέρω που ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ εκεί και ο βουλευτής υποτίθεται ότι εκλέγεται για να εκπροσωπεί τα άτομα της περιφέρειάς του, έτσι. Αυτό είναι ένα μικρό λάθος κάνεις εδώ, γιατί ο βουλευτής δεν εκλέγεται αμεσοδημοκρατικά. Ο βουλευτής εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια, εκ των οποίων τα τέσσερα χρόνια που είναι 48 μήνες, κάνει δύο μήνες το έργο του στην αρχή και τους άλλους 46 κάνει τις δουλειέ του. Ε, η αμεσοδημοκρατική διαδικασία που ουσιαστικά είναι ταυτόσιμη με το open source του κινήματος Zeitgeist. Αυτό που λέει είναι ότι εγώ σε ελέγχω ανα πάσα στιγμή, ανα πάσα στιγμή μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση και αν απαντήσει ψέματα να σε καθαίρεσω. Είναι διαφορετικό από την κοινοβουλευτική δημοκρατία που πρέπει να περιμένω τέσσερα χρόνια και θα λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Επίσης, ένα σημαντικό point σε αυτό το σημείο είναι ότι το rotation ουσιαστικά έτσι λειτουργεί, διότι ε, αυτό που το κοινοβουλευτικό σύστημα ουσιαστικά εκφράζει ω άμεση δημοκρατία ε, με κάτι επερωτήσεις στη Βουλή, οι οποίες συζητιούνται τα μεσάνοιτα με τρία άτομα, δεν είναι τόσο άμεσο. Άμεσο είναι αυτή τη στιγμή που με ή μπορεί να με εκπροσωπείς εσύ εσά ή όχι ανά τέσσερα χρόνια, γιατί μπορεί να είσαι αλάνθαστος καθαρότατος και εγώ να σε ελέγχω ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα στιγμή να με πείθεις και να έχεις την εμπιστοσύνη μου. Αυτό είναι πιο αμεσοδημοκρατικό από ό,τι γίνεται με τους βουλευτές. Και θεωρώ ότι εδώ μέσα, στο κίνημα Zeitgeist, κάνει πολύ καλό και η άσχημη κριτική. Γιατί, Γιατί η άσχημη κριτική ουσιαστικά είναι μια αμεσοδημοκρατική ας πούμε, διαδικασία. Ανά πάσα στιγμή ελέγχεσαι και ανά πρέπει να πείθεις ότι την καρέκλα της εκπροσώπηση τη δικαιούσε. Γιάννη εγώ μαζί σου είμαι και συμφωνώ σε όλα όσα λες. Απλώς να που είμαστε στην άσχημη θέση, ήδη για τα αυτονόητα να πρέπει να, να, να παρατηρούμε μια απίστευτη κολυσιεργία, έτσι. Ε, όλα καμή. αυτά που είπες έχουν θεσπιστεί ήδη στο κίνημα και όμως δεν εφαρμόζονται από τους ίδιους που τα έχουν θεσπίσει για την ώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάποια κάποια στιγμή στιγμή βοηθήσουμε εμείς. Παιδιά, κάποια στιγμή καθόμουν και εγώ σε μια καρέκλα τέτοια. Εντάξει, μην νομίζετε δεν κάνω αυτοκριτική και έρχομαι εδώ τώρα να πουλήσω φιλολο... φιλοσοφίε. Απλά. Όχι βέβαια, το... ναι. για το global σου λέω. Ναι, εντάξει, καθόλου να ο... για το global. Και... Κοιτάξτε να δείτε. Το global αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από μια φωνή δική μας η οποία πρέπει να είναι συμπυκνωμένη σε όλα τα θέματα μα που τρέχουν. Η εκπροσώπηση ουσιαστικά είναι ένα χωνί ροή πληροφορία. Από οτιδήποτε μπορούμε εμείς εδώ μέσα να συλλέξουμε για να μπει το πράγμα σε μια καλή σειρά. Γιατί το πράγμα, παιδιά, έχει ξεφύγει σοβαρότατα. Έχει ξεφύγει σοβαρότατα. Δηλαδή, εγώ φτάνω σε σημείο, ας πούμε, να λέω τελικά τι κίνημα είναι αυτό. Είναι δούριος ύπος δινάζει τάξη πραγμάτων. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς γίνεται να γράφονται πράγματα όπως διάβασα, ας πούμε, στο blog της Μίντος. Ότι το ελληνικό κίνημα έχει. Ε, διαπιστεύσεις στην Ελλάδα από επιχειρηματίες. Κοιτάξτε το blog, από πού βγήκαν αυτά. Είναι αυτό μια open source διαδικασία. Ποιο επιχειρηματίας υποστηρίζει το ZEATGAS GR, ας πούμε. Ή γιατί γράφονται, γράφονται για βιτρίνα. Θέλω να πω λοιπόν ότι και η άσχημη κριτική είναι η μορφή πάσης καλή δημοκρατίας, παιδιά. Και η εκπροσώπηση που λέμε τώρα για το international είναι μια εκπροσώπηση πάσης μορφής δημοκρατίας. Είναι μία εκπροσώπηση και του δικού μου λόγου. Εγώ για τον αβ λόγο δεν μπορώ να την κάνω γιατί έχω, δεν έχω επάρκεια χρόνου. Αυτός που μπορεί να την κάνει όμως, οφείλει να διαβιβάσει και το λόγο μου. Αυτό σας λέω αυτή τη στιγμή. Και το International, <Κι> και το international αυτό που είχε ανάγκη να δει και από το TGMGR και από την ομάδα εδώ του TeamSpeak, έχει ανάγκη να δει έναν εκπρόσωπο. Δεν έχει ανάγκη να δει έναν αντιπρόσωπο της BMW όπως συμβαίνει στο GR, της BMW, των αυτοκινήτων, κάνω μια αληγορία. Εάν το κίνημα δεν δεχτεί εκπροσώπηση, υπάρχει θέμα σοβαρό για το πώς αξίζει να ασχολούμαστε, ας πούμε. Και το λέω αυτό, ειλικρινά, σαν να αδειάζω τους σκοπούς του προσωπικούς μου τριών ετών που έχω κάνει για αυτό το κίνημα, σαν να λέω τον εαυτό μου βλάκα, δεν είναι έτσι. Μπαίνω εδώ όμως, όμως γιατί πιστεύω στα άτομα. Όπως πίστεψα και σε κάποια άτομα αλλού και ακόμα πιστεύω σε κάποια άτομα αλλού, αρκεί και τα άτομα αλλού να καταλάβουν τις δυνάμεις τους, διότι έχουν υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις τους. Και αυτό είναι το υπαριθμό ένα κίνδυνο για λάθος. Ε, να, προ, να, να το προχωρήσουμε, Γιάννη, πολύ Ωραία, όλα, όλα αυτά. Το, και το ζήτημα τη αμεσοδημοκρατία είναι ένα τεράστιο θέμα και συνδέεται και με το επό, επόμενο topic, το οποίο έχουμε να συζητήσουμε. Εάν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει, γιατί νομίζω το μόνο που απομένει για εμά τη Αθήνα είναι να συζητήσουμε και για το event μετά το πέρα τη συνάντηση, αλλά και για το θέμα του εκπροσώπου. Έτσι, νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να πούμε στο topic. Μόνο θέλω ναι, να προσθέσω κάτι. Ε... Θα τεθεί κάποιο χρονικό όριο για να υπάρξει ή να μην υπάρξει απάντηση στο mail αυτό που στάλθηκε Κατά εμένα ναι Ωραία. Μπορούμε στα γρήγορα να συζητήσουμε ποιο μπορεί να είναι αυτό ε, Καταρχήν έχει κάποια σχέση το γεγονός το ότι δεν έχουν απαντήσει σε σχέση με το mail αυτό η απουσία του Gilbert Μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό ως γεγονός ναι, ναι, μπορούμε γιατί η ενημέρωση που είχε ότι θα λείπει δύο, ενομά... δύο εβδομάδε στην Πορτογαλία για μαθήματα χορού και ότι για θέματα συντονισμού μπορούν να απευθύνονται απευθεία στον Πίτερ ή στον ε, Αμερικανό συντονιστή. Οπότε έχει κάποια σχέση. Ωραία. Το οποίο σημαίνει ότι γυρίζει ο Γκίλμπερτ πότε ακριβώ έχω χάσει και εγώ τον χρόνο, πότε έφυγε. Ε, Τέλο τη άλλη εβδομάδα, προφανώ. Τέλο τη άλλη. Μάλιστα. Όχι, νομίζω ε, ότι όριο θα πρέπει να είναι η επόμενη εβδομάδα. Οι υπόλοιποι? Συμφωνώ, το οποιο σημαινει οτι γυριζει ο γκιλμπερτ ποτε ακριβω εχω χασει και εγω τον χρονο ποτε εφυγε τελο τη αλλη εβδομαδα προφανω τελο τη αλλη μαλιστα οχι νομιζω οτι οριο θα πρεπει να ειναι η επομενη εβδομαδα η υπολοιποι συμφωνω το πολυ να το θέσω αλλιώς. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί με αυτό το χρονικό όριο. Για το mail που στάλθηκε από τα παιδιά σε... στο Global, θα ήθελα καλύτερα να μιλήσει ο Κλέρχος ή ο Κώστας γι' αυτό. Να ενημερώσω τον Νίκο. Εντάξει. Οκ. Okay. Εφόσον δεν υπάρχει διαφωνία λοιπόν, θεωρούμε ότι το χρονικό όριο πρέπει να είναι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή τη Γυριακή το βράδυ. Σωστά. Σωστά. Όπου και εκεί, και έχουμε και το meeting. Όπου θα μπορούσαμε να δούμε έτσι, και εκεί να το συζητήσουμε ε, στην εκπνοή του ορίου. Ακριβώς. Θεωρώ, ε, μάλλον ε, δεν ξέρω αν εσεί θεωρείτε στην Αθήνα ότι μέχρι τότε μπορείτε να έχετε καταλήξει ε, σε έναν εκπρόσωπο. Όχι, όχι, όχι, θα είναι πολύ πιο γρήγορο το θέμα του εκπροσώπου στην Αθήνα. Ε, τουλάχιστον. Η άποψή μου είναι αυτή ότι θα πρέπει να είναι άμεσο σήμερα, αύριο, μεθαύριο το πολύ Οκ, okay. οπότε με τη λήξη αυτού του ζητήματος, δηλαδή την επιλογή ενός εκπροσώπου Την Κυριακή ξανασυζητάμε για τα επόμενα βήματα Ναι, ναι. ακριβώς, αν κάποιος δεν έχει αντίρρηση, έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ε, για να... Αν κατάλαβα σωστά, την Κυριακή μας δίνει με διορία στο παγκόσμιο να γράμμα Ακριβώς ε, αυτό είναι θέμα το οποίο θα αναφερθεί ότι δηλαδή η ιδιορία θα αναφερθεί, θα παρατεθεί θα είναι η γνώση του παγκοσμίου ή απλώς είναι ο χρόνος που εμείς θεωρούμε ακόμα επαρκής. Πώς το βλέπεις Φώτη ή οποιοςδήποτε άλλος. Κοιτάξτε, μπορεί να σταλεί ακόμα ένα mail το οποίο να ζητά απάντηση δεν το βρίσκω δόκιμο όμως με ποια έννοια ότι η μία απάντηση Σημαίνει και προφανώς αδιαφορία σε ένα mail που έχει το χαρακτήρα του επίγοντος Μπορεί να έχουν πολύ φόρτο εργασία, ε, Όλοι έχουμε όμως Σε θέματα τέτοια που είναι μίζωνα κίνημα Και σε τοπικό επίπεδο δηλαδή χώρας Αλλά και το διεθνές γιατί το ελληνικό ζήτημα απασχολεί και το διεθνές ε, Δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν να υπάρξει κάτι ενδιάμεσο Ωραία, η πρότασή μου έχει ως εξής, ότι την πέμπτη θα ήταν καλό να έρθεις σε επαφή με τον, ε, της, το, σύγγνω, με τον εκπρόσωπο από εδώ, από Αθήνα, ε, για να συζητηθεί ε, τι ακριβώς θα ήταν καλό να γίνει ε, μια υπενθύμηση, ένα, ένα γράμμα υπενθύμησης, ο οποίος θα έχει και feedback και από εμάς τους υπόλοιπου. Οκ, okay, ενημερώσουμε και είμαι στη διάθεσή σας, παιδιά, α, οποιαδήποτε ώρα της ημέρα. Υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο το ξέχασα πριν να το ρωτήσω. Θα, θα γίνουν κάποια poster, Εσύ απλώ θα, θα σύνδεσαι στο σχέδιο, έτσι δεν είναι. Όχι τα απόστερ, το σχέδιο. Κοίταξε. Αυτό που θα κάνω εγώ στο σχεδιαστικό επίπεδο είναι να κάνω τρία poster, α πούμε. Έτσι. Τέσσερα, πες, Γιατί υπάρχει και έτοιμο υλικό το οποίο το χρησιμοποιούμε και είναι καλό. Τα οποία μπορεί να υπάρχει μια αρχική πρόταση. Πάνω σε αυτή την αρχική πρόταση οι διαφοροποιήσει θα πραγματοποιηθούν από τη σύνδεση των απόψεων των υπολείπων. Okay, και okay, γίνεται okay, ένα brainstorming okay. και καταλήγουμε εκεί. Είναι σχετικά εύκολο να γίνει ε, Βασικά μπορούμε να βγάλουμε και δεν μα εμποδίζει τίποτα, παιδιά, για αυτό τα event να βγάλουμε δύο-τρει διαφορετικέ αφήσει. Δηλαδή με διαφορετικό θέμα στην εικόνα που να μιλούν για το ίδιο πράγμα. Το έγκυο κόστο ανεβάζει τα κόστη, βέβαια. Δηλαδή πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε το κόστο που υπάρχει πίσω από αυτό. Διαφορετική αφήσα, το ξέρει ποιε είναι, διαφορετικά δοκίμια, επιπλέον κόστο. Ε, Κάνω λέει, μου έχουν συνεργάτε που αυτό το κόστο θα, θα υπερκεραστεί, δεν θα, θα ληφθεί καν υπόψη. Δεν το, υπάρχουν okay. μονάδε που, που έχουν CTP εδώ πάνω, δεν υπάρχουν φιλμ, τα πράγματα είναι βολικά. Τώρα, μια χαρά, αν μπορεί εσύ να το ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, εάν τα τυπώσει, δηλαδή εάν συνεργαστούμε σε αυτό, θα κάνει αποστολή, θα μα έρθουν και εμά μέσω των δικών σου συνεργατών. Κοίταξε. Ε, α πούμε ότι τυπώνουμε 3.000 αφήσει, έτσι. Εμεί παίρνουμε χίλιε ή δύο χιλιάδες, για να υπάρχει και μια αναλογία, ή μισέ-μισέ, δεν έχει σημασία. Τι βάζουμε σε ένα κτέλ και πηγαίνετε και τι παραλαμβάνετε. Οκ. Okay. Μια χαρά ακούγεται. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει θέμα κόστος Το κόστο ε, των ενεργειών τη ομάδα Θεσσαλονίκη, να σα δώσω ένα παράδειγμα, καλύπτεται πάντα από πόρου εθελοντών ή υπεροθελοντών, το οποίο δεν πρόκειται να επιτρέψω να ξαναγίνει Νίκο Κοριώτη και ξέρει πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω. Ε, Α, καλύπτεται από όντως τους εθελοντές μέλη από όποιον ε, μπορεί όσο μπορεί και κυρίως όσο θέλει θα το δούμε ναι, ναι, ναι. αν υποθέσουμε ναι. ότι είναι να κόσμο 300 ευρώ λέμε τώρα έτσι ε, θα το δούμε στην πορεία πως θα εκτελεστεί αυτό εγώ ας πούμε μπορώ εντάξει, να βάλω 50 ναι, κατάλαβες πως γίνεται αυτό. Φώτητα, Βέβαια, αυτό, που Νίκος, αυτό που έκανε ο Νίκος την προηγούμενη φορά, που μας κορόιδεψε όλου και έβαλε από την τσέπη του τα χρήματα και τα έντυπα του αντιραστιστικού και μετά τον κυνηγούσα να του δώσουμε λεφτά και δεν τα δεχόταν πίσω, Γνωστό, ναι. δεν πρόκειται να ξανασυμβεί Λοιπόν, εντάξει, απλώ πρόθεσα θέσαω ω θέμα, επειδή είναι θέμα. Ε, γι' αυτό γιατί είναι και αυτό θέμα προ συζήτηση. Ε, δεν ξέρω, εγώ προτείνω να σε moderator να συνεχίσουμε στο επόμενο topic, μια που είναι και εδώ και ο Γιάννης ο Πάζο. Ε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Λοιπόν, επειδή καταγράφω τη συζήτηση και θα ήθελα πάλι έτσι μια. Επειδή γενικότερα λέμε πολλά. Και... Στο τέλος, όλος, χρειάζεται να έχει κανείς καθαρά το μυαλό του, για να καταγράψει τι αυτά που λέμε. Λέβονται πάρα πολλά. Λοιπόν, υπάρχει μια διορία, οπότε, ε, μέχρι την άλλη Κυριακή, για να σταλεί ένα mail, από ό,τι κατάλαβα, από το φώτο γροντά, στο, στον Πίτερ Ζόζερ, νομίζω, για, για να προκληθεί ένα meeting. Κατάλαβα καλά, με, με του δύο ε, εκπροσώπους, θα μιλήσει, θα μιλήσει ο Φώτης Σογροντάς με τον εκπρόσωπο, με τον εκπρόσωπο ε, εδώ των Αθηνών, την Πέμπτη, για το, ο οποίος ο εκπρόσωπος θα έχει και feedback από τα υπόλοιπα μέλη, για το τι μέλη γεννέστε. Εάν θα σταλεί γράμμα υπενθύμηση ή τελώς πάντων τι τακτική θα, θα πρέπει να ακολουθηθεί. Οπότε τότε θα αποφασιστεί τι τακτική θα ακολουθήσει. οκ. Okay. Ναι, χοντρικά λέμε τώρα, deadline όμως είναι για απάντηση μέχρι, τη, μέχρι την Κυριακή. Από εκεί και πέρα, έτσι, την Πέμπτη θα υπάρχει εκπρόσωπος από την Αθήνα, ο οποίος θα είναι σε επαφή με τον με το Φώτη και από εκεί και πέρα θα δούμε. Ναι, deadline για τι πράγμα ακριβώ. <laughs> είπαμε χοντρικά ότι deadline θα, θα είναι η Κυριακή για να απαντήσει το global στο, στο γράμμα. Το είπαμε χοντρικά, αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχει και εκπρόσωπος ε, έτσι, την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον με το Φώτη, ο εκπρόσωπο θα μιλήσουν. Έτσι, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, εντάξει, θα αλλάξει αυτό. Είτε θα αλλάξει, η γράμμα, είτε θα πάει γράμμα, είτε θα πάει γράμμα. Τέλο η ουσία είναι ότι την Πέμπτη θα μιλήσει, θα μιλήσει με τον πρόσωπο. εκπρόσωπο Φώτη. Αυτό, άφησα ε, αυτό, ναι. αυτό. Ότι την Πέμπτη θα μιλήσει με τον εκπρόσωπο Φώτη. Μοντρέιτο. Ε, Ωραία, ναι. Αν κάποιο δεν έχει αντίρρηση, νομίζω ναι. Ωραία, λοιπόν. Ε... Πριν αρχίσεις να κάνεις το feedback, πότε έστειλε ένα link στο chat. Είναι από το Φόρουμ του Παγκόσμιου. Έχει μερικά βίντεο από μία ε, συνάντηση... δεν ξέρω αν μπορούσα να την, πούμε, να την πούμε debate, που είναι δύο μέλη του κίνημα Zeitgeist ε, της Αγγλίας, θα θυμάμαι καλά, και ένα μέλος από το World Socialist Movement. Και ουσιαστικά είναι μία απεικόνηση του τι θα γίνεται στο πόρταλ για το οποίο μιλήσαμε, όπου θα ε, μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να ε, απαντήσουμε σε ερωτήσεις άλλων κινημάτων και πιθανόν να βρούμε κοινούς ε, τόπους όσο μπορούμε. Δηλαδή. Ωραία, ωραία, θα το κοιτάξω Κώστα, πάρα πολύ χοντρικά. Ε, θα ήθελα να πω το εξής, για να ακούσει και ο Φώτης, του το, το έχω αναφέρει, αλλά και, και στους υπόλοιπους νομίζω ε, υπάρχει σκέψη για ένα πόρταλ για ε, στο οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί μια κοινή πλατφόρμα όπου θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους κινήματα όπου θα έχουν ως κοινό παρανομαστή ένα δεδομένο τέλο πάντων ε, τι, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Το δεδομένο θα, ποιο θα μπορούσε να ήταν. Θα μπορούσε να ήταν ε, μια γενική απαξίωση του συστήματος όπως είναι. Από, θα μπορούσε να είναι μια, είτε οικολογική οργάνωση, είτε ανθρωπιστική οργάνωση, είτε ακόμα και προστασίας ε, ζώων. Όλα αυτά είναι επιμέρους ζητήματα, τα οποία πιθανόν σε ένα πόρτα θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ κίνημα των τέτοιων. Δεν ξέρω πώς το ακούτε γενικότερα σαν ιδέα και ο Γιάννης ο Πάντζος, έχει μιλήσει συγκεκριμένα με το... Το... με το κίνημα άμεσης δημοκρατίας, το οποίο έχει ξεκινήσει την, γι αυτό, την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Αυτά. Μπορεί να και ο Γιάννης ορισμένα πράγματα, αν θέλει. Ουσιαστικά να σε συμπληρώσω, επειδή έχω και ένα περιορισμό χρόνου. Ε, εγώ στο κίνημα άμεσης δημοκρατίας, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα παγκόσμιο κίνημα επίσης και δεν υπάγεται σε μια κομματική διαδικασία που μετέχει σε βουλευτικές εκλογέ γιατί δεν τη σέβεται στι αρχές του, ε, βασικά συστήθηκα σαν υποστηρικτής του κινήματος Zeitgeist. Αυτό που διέκρινα όμως αρχές του κινήματος που για την Ελλάδα το τρέχει ένα δικηγόρος, ο Γιώργος Οκόκας, ε, είναι ότι η πλατφόρμα του κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας και η πλατφόρμα του κινήματος Zeitgeist είναι κατά 70 με 80% κινή. Ε, ουσιαστικά, για να μην σας ζαλίζω τώρα, θα σας πω ότι οι δύο ουσιώδεις όροι που στηρίζετε το κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας και κανόνες αν το θέλετε, είναι ο πρώτος σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και ο δεύτερος είναι η άμεση, άπλετη και χωρίς διακρίσεις ροή της πληροφορία. Αυτή είναι η κανόνη της αμεσοδημοκρατίας. Ε, μέσα στην ανοργανωσιά λοιπόν του συγκεκριμένου κινήματος έκανα μία σκέψη σε δύο-τρεις συναντήσεις ε, με ένα παιδί που είναι υπεύθυνος πληροφορική συστημάτων του κινήματος δημοκρατία. Να στήσουμε μια πλατφόρμα, η οποία ουσιαστικά θα είναι στο πρώτο στάδιο πειραματική και θα τρέχει με θεσμικά πρόσωπα. Τι εννοώ θεσμικά πρόσωπα. Ε, το κίνημά μας έχει ανάγκη από τη δημιουργία μια κρίσιμης μάζας για να γίνουν κάποιες δράσεις ανατροπής. Ε, πολλές ομάδες διακρίνουμε στην Ελλάδα και σε διάφορα groups στο facebook και σε blogs και σε κινήσεις στο internet και έξω σε ζωντανέ δράσεις, οι οποίες όμως παραμένουν αυτόνομες. Και το διέρε και βασίλευε τη σημερινή εξουσία είναι ό,τι καλύτερο για να κάνει <συσίλια> τη δουλειά του <συσίλια> με αυτόν τον τρόπο. Ορμόμενο από αυτό, λοιπόν, σκέφτηκα το εξή. Εφόσον το κίνημα ZDA, θα σπουδάσουμε πρόχειρα, μπορεί να έχει 1.200 υποστηρικτέ στην Ελλάδα, το κίνημα τη άμεση δημοκρατία που έχει πάρα πολλά κοινά σαν αρχή, δηλαδή το open source το δικό μα είναι ε, ουσιαστικά. Η, η ίδια αρχή που στηρίζεται και η άμεση δημοκρατία. Υπάρχουν άλλα κινήματα όπως τα κινήματα ενάντια στα διώδια, τα κινήματα των αντιρησιών συνείδησης. Ε, διάφορες τέτοιες κινήσεις που αριθμούνε 3, 5, 7 άτομα. Σκέφτηκα λοιπόν το εξής και το πρότεινα στο, στον υπεύθυνο του κινήματος της αμεσοδημοκρατίας και του λέω ότι ε, πριν εφαρμόσει κάτι τέτοιο στους ε, πολίτες και να ακούγεσαι ρομαντικό σαν τον Περικλή ε, και να μην σε παίρνουν σοβαρά, του λέω δε μια πλατφόρμα αμεσοδημοκρατική η οποία θα έχει όλα τα εργαλεία μέσα και τα τεχνολογικά όπως λειτουργεί το κίνημα ώστε να δοκιμάσουμε την αμεσοδημοκρατία μεταξύ θεσμικών προσώπων όπου τα θεσμικά πρόσωπα ας πούμε μπορούμε να τα νοήσουμε ως εξής ένα θεσμικό πρόσωπο θα μπορούσε σε αυτή την πλατφόρμα να είναι το TGMGR, μέσω εκπροσώπου. Ένα άλλο θεσμικό πρόσωπο θα μπορούσε να είναι το ιστολόγιό μου τα αληθινά ψέματα, όπου από πίσω έχει 1500 ημερίσιους αναγνώστες για τη δουλειά του. Ένας άλλος εκπρόσωπος και μάλιστα μου τηλεφώνησε χθε από τη Λάρισα, είναι ένα παιδί που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά είναι από τους οργανωτές του κινήματος ενάντια στα διώδια. Αυτό είναι ένα τρίτο θεσμικό πρόσωπο. Ένα τέταρτο θεσμικό πρόσωπο θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ο πρόεδρος μιας, ενός ζωοφιλικού συλλόγου. Ένα πέμπτο θεσμικό πρόσωπο θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος ενός συλλόγου αντιρρυσιών συνείδησης. Για να μην σας ζαλίζω, λοιπόν, σκέφτηκα να στηθεί μια πλατφόρμα για την Ελλάδα με 10, 15, 17, 19 θεσμικά πρόσωπα για να δούμε πόσο μεσοδημοκρατικά μπορούμε να λειτουργήσουμε ώστε να κάνουμε δράσεις. Αυτό τι θετικό έχει. Έχει θετικό ότι είναι το προημίο και ο πρόλογος να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μια κρίσιμη μάζα των 100.000 ατόμων. Και εδώ σας μιλάω για τον 100.000 πίθηκο, αν με ξέρετε το... το σκηνικό με τους πιθίκους. Ε... Όταν φτάσουμε δηλαδή στο 100.000 πίθηκο, μετά παίρνουμε 5.000 πίθικους. Με το μέρο μας, όχι με την τυφλή άποψη, αλλά με τη σκεπτόμενη άποψη. Γιατί Γιατί αν αυτή η πλατφόρμα καταφέρει να λειτουργήσει αμεσοδημοκρατικά, μετά θα είναι πολύ πιο πιστική να λειτουργήσει και στον κόσμο. Και ουσιαστικά, τι παραπάνω πρεσβεύει αυτή τη στιγμή εδώ αυτό που κάνουμε στο TeamSpeak ή αυτό που έχετε πολύ καλά σχεδιάσει στο TGMGR. Ουσιαστικά για μένα πρεσβεύει το ίδιο πράγμα. Εγώ το επέκτηνα λοιπόν... Είχα κάνει μια συζήτηση με το το πετράτο. Μπορείτε να το βάλετε λίγο στο μυαλό σας, να το σκεφτείτε εν καιρό ήρεμα. Γιατί για μένα, ε, πέρα από το κίνημα, υπάρχει ε, και ένα πεδίο που δεν έχει τολμήσει κανείς να θίξει. Και αυτό είναι το πρόβλημα του κινήματός μας. Το πεδίο που δεν έχει θίξει κανείς είναι το transition plan. Είμαστε όλοι στο κίνημα Zeitgeist και είμαστε όλοι στο Venus Project. Ό,τι καίει και, και ζηματάει, και αυτό το λέω για το χολίδι, το Φασόλα και την Τόνια Πάπας, που είναι ευθυνόφοβοι, φοβούνται τον νόμο και φοβούνται μην φάνε καμία μήνυση, είναι το Transition Plan. Το επίσημο τμήμα Ελλάδας, ας πούμε, δεν έχει αγκαλιάσει καμία κίνηση, η οποία περιγράφεται όμως από το κίνημα Zeitgeist ως Transition Plan. Ποια είναι αυτή η κίνηση. Ρίχτε τις τράπεζες. Σας ρωτώ δημόσια. Ποια κίνηση έχει κάνει το επίσημο τμήμα Ελλάδας προς την Ένωση Δανειοληπτών. Το transition plan του Peter Joseph περιγράφεται σε ένα δεύτερο σημείο του μην πηγαίνετε στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό. Και ρωτώ. Ποια κίνηση έχει κάνει το Zeitgeist Movement GR με τους αντιρρυσίες συνείδησης να του συμπερασταθεί. Η Αν δεν καταλαβαίνετε λοιπόν, ναι μισό λεπτό όλο ολοκληρώνω ναι, Αυτό που ναι. θέλω να πω είναι ότι στο δύσκολο πεδίο κανένας δεχώνει τα χεράκια του Οι μισή έχουν μείνει στο στάδιο της αφύπνισης και άλλοι μισή έχουν πάει στην ουτοπία του Venus Project Και θα, σου, θα πω κάτι εδώ φώτι που σου το έχω πει και τηλεφωνικά και θέλω να το ακούσουν όλοι Τι κίνημα νοούμε εμείς από τη στιγμή που στο transition θα χυθεί και μια σταγόνα αίμα και δεν θα είμαστε εμείς εκεί και θα έρθουμε μετά να πούμε παιδιά έχουμε πρόταση, το Venus Project ή πως πρέπει να είμαστε στο Transition Plan και εμείς. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν εγώ τι έκανα με την επαφή μου με το κίνημά μας της δημοκρατίας, έκανα πρόταση να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα η οποία θα ενώσει με τους κανόνες του open source ουσιαστικά 10-15-20 θεσμικά άτομα, ώστε να αποκτήσουμε κρίσιμη μάζα και να μπούμε στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω η τοποθέτησή μου ήταν καθαρή, ώστε να καταλάβετε το εγχείρημα ναι. και να το σκεφτείτε. Εντάξει, yeah. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά, Γιάννη, που είσαι πει. Εγώ είχα, είχαμε πει και για, για να βρισκόμουν την Παρασκευή, όπου δεν μπόρεσα και γι' αυτό δεν έχω και συγκεκριμένο feedback για να ενημερώσω και εδώ πέρα στη, στη συνάντηση. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο χαρακτήρα όλη τη περιγραφή για αυτό το πόρταλ είναι καθαρά ενημερωτικό, απλώ ω μια πρόταση που θα μπορούσε ο καθένα να τη σκεφτεί, να τη δουλέψει στο μυαλό του. Έτσι. Δεν είναι επί του προκειμένου οτιδήποτε επίγον. Είναι άλλα τα θέματα τα οποία απασχολούν άμεσα το, το chapter, το Greek chapter, εγώ προσωπικά το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή ιδέα που θα μπορούσε πράγματι να παίξει ένα πολύ καταλυτικό ρόλο στι εξελίξεις και, και για το κίνημα και γενικότερα και για, τη, για τη χώρα. Ε, απλώς ε, εγώ καθετόσο θα το αναβιώνω το θέμα, το θέμα αυτό και όταν έρθει η ώρα του θα το συζητήσουμε εκτενέστερα και πιο, και πιο αναλυτικά. Ε, Μία δράση, δράση που ολοκληρώθηκε μόλις πριν μια ώρα, γι' αυτό άρχισα να έρθω στο TeamSpeak, επειδή κάναμε το κείμενο, είναι για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό το κείμενο που σας στέλνω το link είναι μια κίνηση να χρησιμοποιήσουμε τις κάλπες για δημοψήφισμα ενάντια στο μνημόνιο. Κάτι που νομίζω ότι το κίνημα Zeitgast δεν το βρίσκει αντίθετο σαν δράση. Κοιτάξτε το για να καταλάβετε με πόσο ευκολία μπορούμε, αν ενώσουμε μικρές ομάδες σαν θεσμικά πρόσωπα, να κάνουμε δράσεις που μεθάβριο θα ακούγονται στον ελληνικό χώρο. Ναι, εγώ το έχω κατεβάσει ήδη αυτό. Φώτη, ποια είναι η για Με... αυτά; Με λίγα λόγια έχω βαρεθεί να μοιράζω flyers και DVD, παιδιά, αν καταλάβατε. Όλα χρειάζονται. Ε... Είναι ένα λεπτό και ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό, παιδιά βέβαια αυτό που θα συμφωνήσω απολύτως με τον Γιάννη ναι. είναι η ευθυνοφοβία δεν είμαστε ένα κίνημα εκδηλώσεων είτε ένα κίνημα που να με διάφορους ας πούμε πολυκόψιους τρόπους να προσπαθούμε ναι. να διαδώσουμε μια ιδέα είμαστε κίνημα τώρα βέβαια διαβάζω το σχέδιο μετάβασης όπως έχει οριστεί αυτό από το διεθνέ κίνημα δεν βλέπω πού να επιχειρηθεί ένα γενικό μοικοτά τη τράπεζα, α πούμε, που είναι μια συνοσία αντιδραστική πράξη. Χωρί να υπάρχει έτοιμη η αντιπρόταση, έτοιμη σε πρακτικό επίπεδο να λειτουργεί, δεν βλέπω που αυτό το πράγμα θα μπορούσε να αποβει χρήσιμο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι γίνεται μια οργανωμένη κίνηση και αύριο, αύριο. Γονατίζουν παγκοσμίω, η βιομηχανία, τα χρηματιστήρια και οι τράπεζες Εφόσον δεν υπάρχει έτοιμη μια ανανακτική σε πρακτικό επίπεδο, θα προκληθεί. Ένα χάος το οποίο θα είναι, α, η έκτασή του θα είναι απίστευτη. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, μπορούμε να μιλάμε για αντιδραστικέ πράξεις και αυτό δεν το λέω από ευθυνοφοβία. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα ωφελήσει πουθενά ούτε το διοδοκίνημα ούτε την κατάσταση όπως έχει σήμερα. Μια Αντιφέτως, παρένθεση, θεωρώ... Φώτη. Ναι, ναι, φώτη ναι, μια ναι, παρένθεση. Ναι. Το να υποστηρίξουμε του δανειολήπτες και να εμποδίζουμε κατά οικειών δεν έχει να κάνει με την κατάρρευση του παγκοσμίου συστήματος, επειδή δεν έχουμε άλλη πρόταση ακόμα έτοιμη. Έχει να κάνει με το πώς φέρουμε στην ιδέα μας, την οποία υποστηρίζουμε ως αληθινή, ένα πολίτη δίπλα μα ο δεν μας γνωρίζει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εντάξει, είναι υποκατάσχεση το 15% των ελληνικών ακινήτων. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ασώσουμε αυτά τα ακίνητα σαν κίνημα και συμπαρασταθούμε, έστω και με μια δήλωση. Ό,τι θα καταρρεύσει η παγκόσμια η οικονομία. Θέλω να πω με λίγα λόγια, ας ξεκινήσουμε και με τα μικρά. Αλλά να δείξουμε ότι είμαστε κίνημα. Γιατί εγώ δεν μίλησα για bank run ανοιχτά, όπως μιλάς εσύ τώρα Φώτη. Γιατί μιλάς για το bank run. Εγώ σου μιλάω και για πιο μικρά πράγματα, τα οποία όμως είναι δίπλα από ανθρώπους. Διότι αν υποστηρίζουμε ότι είμαστε σε ένα ανθρώπινο κίνημα, αυτό πρέπει να το δείχνουμε και με άλλες δράσεις. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αν υποστηρίξουμε σε μια θεσμική πλατφόρμα, όπως σας είπα πριν τη Αμεσοδημοκρατίας, το κίνημα ενάντια στην πληρωμή των διωδίων, ότι θα καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία. Δεν νομίζω ότι είναι άδικο να παρεμποδίζουμε ανθρώπους να προσπράττουν διώδια για δρόμους που δεν έχουν κάνει. Εγώ, εγώ ήξερα ότι κάνεις δρόμους και μετά βάζεις διώδια για να προσβέσει αυτά που έχεις επενδύσει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, Φώτη, γίνομαι και εγώ επιχειρηματία. Το να βάλω διόδια δέκα χρόνια πριν και μετά να τα, να τα μαζέψω στην τσέπη και να κάνω δρόμου. Αυτέ οι μικρέ κινήσει, λοιπόν, είναι αυτέ που συζητήθηκαν με, τη, με το κίνημα Μεσοδημοκρατία για να ενώσουμε θεσμικά πρόσωπα σε δράσει, οι οποίε δράσει είναι συγκεκριμένε και υλοποιήσιμε. Εγώ, σαν ιστολόγιο, ένα bank run που διαφημιζόταν στι 6 Ιουνίου, το υποστήριξα σαν διάδοση πληροφορία. Να σας πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεν φύγαν τα λεφτά από τις τράπεζες, αλλά καταφέραμε τον πανικό να τον διαδώσουμε, διότι στα τηλεοπτικά δελτία βγαίναν και διαψεύδανε. Και λέγαμε οι bloggers μεταξύ μας, ότι τελικά ένα θεμέλιο καταφέραμε και το τρίξαμε. Αυτό θέλω να σας πω, και μπορεί να μην έγινε bankruptcy σε 6 Ιουνίου, αλλά σίγουρα... Μία μικρή κρίσιμη μάζα τη δημιουργήσαμε διότι όταν βγαίνεις να διαψεύσεις κάτι σημαίνει ότι έχει φτάσει στην πόρτα σου. Τι θέλω να πω. Η καθημερινότητά μας απαρτίζεται από πάρα πάρα πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Ένα αντιρρυσίας συνείδησης που θα πάμε να του χαϊδέψουμε το σβέρκο. Το παγκόσμιο σύστημα δεν θα καταρρεύσει επειδή χαϊδέψαμε το σβέρκο σε έναν άνθρωπο που δεν θέλει να πάει να πάρει όπλο ενώ θα μπορούσε να πάει στρατό και να είναι σε ένα γραφείο. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και επειδή τέτοιες δράσεις υπάρχουν πάρα πολλές και μπορούμε να μπούμε μπροστά σαν κίνημα και το official κίνημα στην Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά γιατί λειτουργεί μέσα στην ε, νομιμότητα του κατεστημένου. Κάνει εκδηλώσεις. Είναι εκδηλώσεις. ακριβώς. Και μετήχασα αυτές και τις κάναμε και καλά φωτι. Αλλά... Και το φρίς μου άρεσε και το everything is ok μου άρεσε που ήταν ιδέα δική μου. Αλλά ρισκάρεις όταν το κάνεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές να χαρακτηριστεί σαν κουκλοθέατρο. Είναι καλό να το κάνεις μία, δύο και να καταλαβαίνεις που θα σταματήσεις για να πας το επόμενο πιο χοντρό. Σωστά, Γιάννη, μπορεί να πω κάτι εδώ ε, κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο Φώτης πριν. Ε, όταν μιλάμε για κοινή πλατφόρμα, εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω καταλάβει, ε, σημαίνει, για, σημαίνει πλατφόρμα επικοινωνία και όχι απαραίτητα αλληλεπίδραση. Δηλαδή, παράδειγμα, εάν κάποιο προτείνει κάτι το οποίο εμεί το θεωρούμε ω κίνημα ότι δεν αρμόζει, δεν έχει σχέση με αυτά που το κίνημα προσβεύει είτε τακτικά, είτε ω ουσία, είτε δηλαδή ο στρατηγική, είτε ω ουσία, απλούστατα δεν συμμετέχουμε. Ουσιαστικά, εντάξει, είναι, πρόκειται για μια πλατφόρμα επικοινωνία επικοινωνίας. Αυτό μόνο θέλω να είναι, να είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Πολύ και, ποιο, σχόδι, και αυτό ναι. είναι ναι, ναι Και το θέμα ποιο είναι. Για ποιο λόγο έτσι, έχω αρκετά, είμαι αρκετά υπέρ αυτού του πόρταλ είναι το εξής ότι όλα τα υπόλοιπα κινήματα τα περισσότερα ασχολούνται με κάποια επιμέρους θέματα τα οποία έχει αντιμετωπίζει αυτό το σύστημα. Έχει ως προβλήματα αυτό το σύστημα. Εμείς θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε και να, και να πούμε ότι ως κίνημα Zeitgeist πρεσβεύουμε και λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα επιμέρους θέματα στα οποία συμμετέχουμε στις δράσεις, αλλά το ίδιο το σύστημα. Το ίδιο το σύστημα. Ε, Εκείνο το θέμα ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία που επαναλαμβάνω θα ήταν καλά να το συζητήσουμε αργότερα εάν θα ήταν χρήσιμο να, να συμμετέχουμε σε, σε ένα τέτοιο πόρταλ. Αυτά. Και τον δαλειο... το Δανειολήπτη που θα του πάρουν το σπίτι αύριο, παιδιά, πώ μπορούμε να τον βοηθήσουμε, Γιατί εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Καλώ στον κύριο Σωράτη. Ακούω Για. πάρα πολύ ώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και, και αυτό είναι παιδιά. ένα τεράστιο θέμα. Μπορώ να σα απαντήσω χωρί να με ακρηγορήσω. Θα σα δώσω ένα link να διαβάσετε κάτι που έχω βγάλει προχθές στο blog. Ότι κατά σχέσει κατά 70% στηρίζονται σε παρανομία. Δώστε μου μισό λεπτό να σα δώσω το link. Ε, να πω κάτι πάνω σε αυτά που είπατε. Ε, νομίζω ότι δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια βαρύτητα όσον αφορά το κίνημα Zeitgeist, δηλαδή να το θέσω διαφορετικά. Ε, μα ακούτε έτσι. Το, ας πούμε, να μην πηγαίνει κάποιο στρατό. το να μην πηγαίνει κάποιο στρατό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό με το να πάμε και να σηκώσουμε όλοι τα χρήματά μας από τις τράπεζες. Οπότε, πιστεύω, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με διαφορετική σοβαρότητα. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό το κίνημα Zeitgeist να έχει μια σύνδεση, ας πούμε, με, τους, ε, με κάποιον που δεν θέλει να υπηρετήσει υπηρετή στο στρατό. Κάτι που είναι πιο άμεσο στις ιδέες του, παρά ακόμη ε, να έχει σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οποίο δεν θα μπορούμε άμεσα να, να προσφέρουμε μια λύση. Δεν έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε πράξη, το Venus Project ή οτιδήποτε. Ε, οπότε πιστεύω ότι αυτά έχουν να κάνουν με το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε ως κίνημα, το με ποιες ομάδες θα μπορούσαμε να έχουμε μια, έτσι, μια επικοινωνία. Δεν πιστεύω δηλαδή ακόμα ότι θα έπρεπε να το πάμε τόσο μακριά σε background κτλ. Αλλά όντως με κάποιον ο οποίος δεν θέλει να στρατευτεί, γιατί όχι, ίσως και να Είχαμε μια περαιτέρω επικοινωνία, δηλαδή, αυτά είναι μια συζητήσιμα θέματα. Ε, Αφού περίπου να είπε από το Transition Plan, ρε παιδιά, του κινήματός μας, δεν υπηρετούμε τα σώματα ασφαλείας. Έχει αυτά πόλη Transition Plan ένα το Transition Plan που έχω εγώ, τουλάχιστον, ε, μιλάει για λίγο διαφορετικά πράγματα. Ε, δεν λέει. ξέρω να έχουμε λέει. δει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όπως. λέει, όπως. Τα, μπορώ να το βρω κιόλας μισό λεπτό. Τα τμήματα αποκτούν οργανωτική δομή. Κατόπιν αυτού, η οργανωτική αυτή δομή αποκτά ελική απόσταση. Ιδρύεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνεργασία. Προϋποθέτει αυτό του συκισμούς και πόλεις τύπου VP σε όλο τον κόσμο. Και αυτό αυτόματα προκαλεί την κατάρρευση του συστήματο. Και η ταινία τι παρουσιάζει πρώτη. Ναι, κοίταξε. Η ταινία παρουσιάζει, αλλά το transition plan, αυτό που έχει. Ε, Τέλο πάντων βγει από το κίνημα μιλάει για 5-6 συγκεκριμένα βήματα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί οι τρόποι έτσι όπως το διάβασα τα εγώ οποία, τα οποία ήρθαν μετέπειτα μετά από πιο όρη σκέψη οργάνωσης η ταινία σαν τραζίσιο αναφέρει 7 points τα θυμάσαι ναι δεν αφιβάλλω αλλά η ταινία απλά, είναι, απλά, έτσι το λέσαι, βλέπω είναι, αυτά που μου λέσεις είναι σε πιο οργανωμένη δομή που ήρθανε 1,5-2 χρόνια, χρόνια μετά, που το κίνημα γιγαντώθηκε και άρχισε να, αυτοοργανώ, να αυτοοργανώνεται. Αυτό που θέλω να σου πω, έστειλα και από κάτω ένα link μια κίνηση που αποδεικνύει γιατί οι κατασχέσει είναι αντισυνταγματικέ και παράνομε. Ε, Σα το γιατί θέλω να το διαβάσετε και να μου πείτε αν είναι ενάντια ή υπέρ στι αρχέ του κινήματο Ζάιντγκαστ. Ε, δεν αφιβάλλω καθόλου, και πριν το διαβάσω, σου λέω ότι είναι υπέρ. Σου λέω επίση ότι δεν χρειάζεται κανένα κείμενο να ξέρουμε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αντίστακτα αρπακτικά. Ωραία, αυτή η κίνηση πολιτική. Ε, που έχει Δεν είναι αυτή την εποχή. Επιστολή... Να ολοκληρώσω λίγο, Γιάννη. Επίση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί που αμφιβάλλει ότι δεν χρειάζεται καν να είναι παράνομοι. Μπορούν να φτιάξουν και να δημιουργήσουν νόμοι οι οποίοι να του επιτρέπουν να το κάνουν αυτό. <laughs> δεν αμφιβάλλω καθόλου αυτό το πράγμα. Θεωρώ όμω ότι η. Πώς να το πω. Οι αντιδραστικές κινήσεις ως προς το σύστημα δεν έχουν κάποιο πραγματικό όφελο. Πραγματικό, ουσιαστικό, πρακτικό όφελος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταματιούνται με τους δικούς τους τρόπους. Τους νόμους τους έχουν φτιάξει και τους φτιάχνουν αυτοί. Αν χρειαστεί να κάνουν μια άλλη προσαρμογή για να συνεχίσουν να είναι αρπακτικά, θα το κάνουν με τεράστια ευκολία. Ό,τι και να κάνουν οι υπόλοιποι. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η σύνδεση ή κάποια μορφή σύνδεση έτσι όπω την ανέφερε σε, πληροφοριακό, σε πληροφορικό επίπεδο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να ενημερώνονται ότι υπάρχει το κίνημα που προτείνει κάτι συγκεκριμένο, δεν βρίσκω πω είναι καθόλου κακό. Αντιθέτω, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά το να υιοθετήσουμε τρόπου αντίδραση, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται και σε αυτό που είπε στην πιο όριμη σκέψη του κινήματο. Και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο μετάβαση που έχει υιοθετήσει παγκόσμιο το κίνημα, δεν βλέπω προσωπικά, γιατί εκφράζω προσωπική μου άποψη, δεν βλέπω πού αυτό το πράγμα έχει κάποια πρακτική χρησιμότητα ω προ την ανάπτυξη του κινήματο. Σε αυτό να πράγμα, Μισόγκρα, έχει ξεφύγει επειδή το topic υποτίθεται ότι θα το παρουσίαζα εγώ. Έχω ξεφύγει ε, νο, λιγάκι από το topic. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ποιε δράσει ε, θα συμμετείχαμε αν, υπήρχε, αν είχαμε συμμετάσχει στο πόρταλ. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι, είναι εάν αξίζει τον κόπο να συμμετάσχουμε ή όχι στο πόρταλ. Εκεί είναι το θέμα. Τώρα το σε ποιε δράσεις θα συμμετέχουμε ή όχι θα τα συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε όταν θα έρθει, θα έρθει η ώρα τους. Αυτό που είναι ζητούμενο τώρα και ε, θέμα περίσκεψη για τον καθέναν είναι αν, ένα, αν δημιουργηθεί ένα πόρταλ αξίζει τον κόπο εμείς ως κίνημα Ζάιτκας να συμμετάσχουμε. Και ας μην συμμετέχουμε σε δράσεις τις οποίες... Μπορεί να προτείνουν και να θεωρούμε εμεί ότι για κάποιου λόγους τέλο πάντων δεν, δεν μας αρμόζουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι, δεν είναι ποιες δράσεις. Είναι αν θα συμμετέχουμε καν στο πόρταλ. Αυτό ας σκεφτούμε και ας προχωρήσουμε και λιγάκι το meeting γιατί έχει περάσει πάρα πολύ η ώρα. Προσωπικά δεν βρίσκω κανέναν αρνητικό λόγο για να μην υπάρχει αυτή η συμμετοχή που αναφέρεις σε δημιουργικό επίπεδο. Το ενημερωτικό ή όχι, αυτό είναι θέμα προ διερεύνηση και προ εξέταση την ώρα που θα έρθει. Αν, παράδειγμα, κάποιο προτείνει ένα event το οποίο εμεί το θεωρούμε ότι είναι σε σχέση με, τη... με αυτά που πρεσβεύουμε, γιατί να μην συμμετάσχουμε. Ή αν έχει... έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε και κάπω πιο δυναμικέ ενέργειε και θεωρούμε ότι μα ταιριάζουν, γιατί να μην συμμετάσχουμε. Αλλά δεν είναι το αντικείμενο συζήτηση αυτό τώρα. Αυτό θα το δούμε τότε. Τι προτείνεται και πού είναι καλό να συμμετάσχουμε. Πάντω νομίζω ότι η επικοινωνία και η συμμετοχή σε μια τέτοια πλατφόρμα μόνο χρήσιμα θα έχει. Οι υπόλοιποι σύμφωνοι. Ε, ναι, και εγώ συμφωνώ με την παρουσία σε επίπεδο διάδοσης πληροφορίας περισσότερο. Όσον αφορά συμμετοχής της όπω όπως πήγε ο Φώτης, ε, δεδομένη στις ε, διαφορετική φύση, νομίζω, που θα υιοθετήσουμε σαν κίνημα σε τέτοιες σαν... Σε τέτοιε δράσεις πιθανόν ε, να μην συμμετάσχουμε και τόσο πολύ σε αυτές που θα προταθούν από άλλα κινημάτα. Αλλά αυτό το αφήνουμε όπω ναι, ναι. αργότερα. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Ποιες είναι οι δράσεις στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι είναι αξιόλογες και θα πρέπει να συμμετάσχουμε. Μια επαφή δεν θα κάνει κακό και βλέποντα τι κάνοντας. Η πλατφόρμα αυτή άμα ετοιμαστεί δεν έχει ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα για οποιονδήποτε ίσα ίσα... Θα λειτουργήσει αμφιδρομικά υπό ποια έννοια. Ότι το κάθε θεσμικό πρόσωπο θα δίνει know-how στον άλλων. Δηλαδή, εγώ νομίζω και το κίνημα Zeitgeist και οι πλέον πολλά ενημερωμένα μέλη στην Ελλάδα που ξέρουν να προωθήσουν τις ιδέες του, γιατί έχουμε μεγαλώσει λίγο. Θα είναι χρήσιμο υπό την έννοια ότι μπορεί σε μια τέτοια πλατφόρμα να κερδίσει και φίλους και επίσης αμφίδρομα υπό την άλλη άποψη, πέρα από το να κερδίσει φίλους, θα μπορεί να προσφέρει και νόχαου σε συγκεκριμένα ζητήματα, όχι απαραίτητα δράσεων, αλλά και αυτοοργάνωσης και επικοινωνίας σε όλα τα και, επίπεδα, δια... ναι. και διαδικτυακού στισσήματος. Και τέλος πάντων, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ωραία, είμαστε στο κίνημα Zeitgeist, ας πούμε. Δεν είμαστε και ζωόφιλοι. Είμαστε. Δεν είμαστε και εργαζόμενοι. Είμαστε. Δεν είμαστε και φορολογούμενοι πολίτες. Είμαστε. Εκτός αν είμαστε σε ένα κίνημα το οποίο ε, παίρνει μορφή σεκτας και δεν είμαστε, τα έχουμε ξεχάσει όλα. <εθέσει> όλα. Και είμαστε ρομαντικοί. Δηλαδή, από αυτή την έννοια, δεν ξέρω, σας θίγω και λίγο τώρα, αλλά προσπαθώ να κάνω εν μια παρουσίαση για να αναδείξω τα θετικά αυτής της πλατφόρμας, τα οποία αυτά θετικά επικεντρώνονται και στο να πάρουμε σαν κίνημα και στο να προσφέρουμε σαν κίνημα. Ε, να πω κάτι εδώ. Συμφωνώ αυτό που λες, ότι είμαστε ακόμα μέρος μιας κοινωνίας η οποία ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να μας ξεζουμίζει. Και κυρίως να μας ξεζουμίζει σωματικά και ψυχικά. Αυτό που πιστεύω είναι ο κίνδυνος που υπάρχει, ουσιαστικά είναι να μην δώσουμε τόση ενέργεια ώστε να καλύψουμε αυτές μας τις σχετικά προσωρινές αυτή τη στιγμή ανάγκες και να μην προχωρήσουμε σε αυτό που λέγεται δημιουργία του VP. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό. Δεν πάει να πει ότι αρνούμε, φυσικά, τη σχέση μου με όλα αυτά που έχεις προαφέρει Και ζώφιλοι είμαι και έχω και γάτα. Αλλά, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να... η πρόταση που δίνει το κίνημα Zeitgeist, είναι η λύση του Venus Project. Όχι το Venus Project όπως μας το παρουσιάζει ο Φρέσκο, αλλά το Venus Project όπως θέλουμε εμείς να προσπαθήσουμε, σε έναν ελληνικό στην Ελλάδα ας πούμε, σε ένα ελληνικό έδαφος να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε. Τώρα αυτό, φυσικά και δεν έρχεται σε κόντρα με ιδεολογίες οι οποίες έχουν κοινά σημεία με τις ιδέες του κίνηματος Zeitgeist. Και προφανώς, το κίνημα Zeitgeist από αυτή την κοινωνία βγήκε, δεν βγήκε από κάπου αλλού. Αλλά πολύ φοβάμαι, μήπως καταναλωθούμε, ε, αν δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά, ότι δεν θα εξελίξουμε τον το βασικό στόχο. Πρέπει να προσέχουμε, οπότε, να, να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στάδιο και να μην μεγαλώνει το χάσμα ότι ναι, οκ, okay, είμαι ενεμένη στο κίνημα Zeitgeist, αλλά, παρόλα αυτά, κοιτάω προ το παρόν, ας πούμε, να καλύψω να, όσο γίνεται να... Γιατί, ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε είναι να στρέψουμε τον κόσμο προς το κίνημα ζατήκα, για να πετύχουμε αυτή την ομαδική, την, την συνανωμένη λύση. Αν εμείς μοιραστούμε σε αυτές τις προσωπερινές ανάγκε, ουσιαστικά, θα χάσουμε τη δύναμη και την... Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, έτσι, τη συνολικότητα που χρειάζεται για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ε, θα ήθελα λένε... να δώσω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, αν μπορώ, Φώτη, ε, συνεργασίες με άλλες ομάδες. Μπορώ? Ναι, πρέπει. Οκ. Όχι, δεν μου αρέσει <Και> να διακόπτω γι' αυτό, γιατί πήγαινε να πει κάτι. Η ομάδα Θεσσαλονίκης από πέρυσι έχει συνδεθεί με την κοινότητα Πελίτη, μια οργάνωση που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια στον ελληνικό χώρο, ε, που έχει ένα πανελληνικό δίκτυο αχρήματων συναλλαγών, ε, Ειδικεύεται βέβαια στην αγροτική καλλιέργεια και στην διάδοση του ελληνικού σπόρου κτλ. Έχουν μια πολύ επιτυχημένη και τεράστια οργάνωση. Το καλοκαίρι κάνανε ένα φεστιβάλ στο Παρανέστη τη Δράμα που είναι οι εγκαταστάσει του και είχαν χίλια άτομα, εκ των οποίων η ήταν επισκέπτε εξωτερικού. Παρέχουν αχρήματε υπηρεσίε από φιλοξενία μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν Τι εννοεί έχετε συνδεθεί, Ήρθα σε επαφή με τον υπεύθυνό του, του εξήγησα και του έδωσα τα link στο mail τι είναι το Venus Project και τι είναι το κίνημα Zeitgeist. Μα έβαλε στου συνδέσμου τη ιστοσελίδα του, η ομάδα Θεσσαλονίκη, μέσα στι επόμενε δύο εβδομάδε, από ό,τι έχουμε πει, θα του επισκεφτεί, γιατί ζητήσαμε ε, παροχή βοήθεια και συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο όσον αφορά τι αγροτικέ καλλιέργειε και την οργάνωση οικισμού γιατί η απόφασή μας παραμένει η ίδια, η αναζήτηση έκτασης συνεχίζεται, στην οποία θα επιχειρήσουμε να καταστήσουμε έναν πρότυπο μικρό πειραματικό οικισμό στα πρότυπα του ΒΠΗ. Επίσης έχουμε έρθει, έρθει σε επαφή... Με Τελειώνω. Ε, ε, έχουμε έρθει σε επαφή με την κοινότητα Ανάβρας και ζητήσαμε από τον κοινοτάρχη της να μας παρέχει σε μια επισκεψή μας και σε ε, μέλη τη ομάδα οι οποίοι έχουν τι τεχνικέ γνώσει να το αντιληφθούν αυτό. Ε, γνώσει και τεχνική βοήθεια σε επίπεδο υποδομών για να ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι και οι δύο αυτέ οργανώσει ε, ανταποκρίθηκαν αμέσω, και εκκρεμούν οι επισκέψει μα οπότε να ελοποιηθούν και αυτά που του έχουμε ζητήσει. Βλέπει μια σύνδεση, αυτό ήθελα να το βλέπετε, είναι μια σύνθεση αυτό με ομάδε ανθρώπων. Ή με εγχειρήματα τα οποία έχουν ε, μια άμεση σχέση με το κίνημα Zeitgeist και αυτό που πρεσβεύει. Να Αυτά. συμπληρώσω κάτι, φώτι εδώ. Να συμπληρώσω, μου επιτρέπει. Επίση, έχετε λάβει μέρο στα αντιρατσιστικά φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Να σε συμπληρώσω σαν μια άλλη δράση που, με κόσμο που δεν έχει σχέση με το κίνημα, το αντιρατσιστικό. Αλλά κάνατε προβολέ, το αντέντουμ, πολύ καλά, όλα καλά. Άρα, παραδειγματικά, αυτό που σου θέτω είναι το εξή. Σκέψου λοιπόν. Ε, αυτοί οι τρεις φορείς, δηλαδή η Κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας, η άλλη οργάνωση που είπε στην αρχή έχει σε επαφή και η οργάνωση του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ να είναι σε μια τέτοια πλατφόρμα σαν θεσμικά πρόσωπα. Μαζί με το κίνημα Μέσης Δημοκρατίας, μαζί με την Ένωση Ζοφίλων, μαζί με την Ένωση Αντιρρυσιών Συνείδησης, Παράδειγμα, λέω τώρα, σκέψω μια τέτοια πλατφόρμα για να καταλάβει και το εγχείρημα. Ή, το είπα από ότι δεν είμαι αρνητικό σε μια τέτοια πλατφόρμα. Αλλά φυσικά και συμμετείχαμε στο φεστιβάλ. Εξηγήσαμε και στο συντονιστικό του ότι θεωρούμε ότι έχουμε ένα κοινό σημείο επαφή. Το οποίο είναι ότι εξ ορισμού το αντιρασιστικό δεν αντιλαμβάνεται διαφορέ ανάμεσα στου ανθρώπου φιλετικέ. Όπω ακριβώ και το κίνημα Zeitgeist. Συμμετείχαμε εκεί. Ε, πολύ προσεκτικά, γιατί υπήρχαν και κομματικές οργανώσεις ε, μέσα από τις οποίες απομακρυνθήκαμε ε, με υπερηχητική ταχύτητα, οφείλω να πω. Ε, ε, βέβαια, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα συμμετείχαμε σε μια διαδήλωση κατά του ρατσισμού. Ας μην είσαι ενέργειες πιο σκληρές, οι οποίες έχουν, μπορούν, μπορεί να επιχειρηθούν από τους ε, συντελεστέ αυτού του φεστιβάλ. Αυτό εννοώ. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι μια τέτοια πλαφόρμα μπορεί να είναι αρνητική. Το είχα πει αυτό και πριν. Να πω κάτι εδώ πέρα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και εδώ στο TeamSpeak να μπορέσει να στηθεί μια, μια κατάσταση, ένα, ένα κανάλι τέλο πάντων, όπου ένας εκπρόσωπος από κάθε διαφορετική οργάνωση ε, να συζητούν μεταξύ τους, να προτείνει ο στον άλλο. Υπάρχει γενικώ μια υλοιεπίδραση, ένα feedback μεταξύ τους και τέλος πάντων να υπάρχει μια, μια επικοινωνία και σε αυτό θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εμεί από την πλευρά μας την πλατφόρμα αυτή, το πόρταλ Να παρακαλέσω όμως να προχωρήσουμε και στο επόμενο τόπικ Κανάς moderator Μπορώ να σας καληνυχτήσω κάπου εδώ γιατί έχω ένα περιορισμό χρόνου Ναι Γιάννη θα τα πούμε έτσι Καλό βράδυ, Καλό σύγελοι, βράδυ, κοινό, Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Χάρηκα που βρήκα λίγο χρόνο να τα πούμε έστω και έτσι. Να καλή, ε, ελπίζω καλή, να τα πούμε και σε μελλοντική συνάντηση και να έχω περισσότερο καλή, χρόνο. χρόνο. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλή νύχτα. θα πάμε στο επόμενο topic. δηλώσει ενδιαφέροντος. Πριν πάμε να πω κάτι που μου είπε ο Νίκος τώρα και μπορεί να επιβεβαιώσει το social network είναι έτοιμο. Και έχω βάλει link στο τσάτ. Ωραία. Και Πολύ ωραία. Νίκο επιβεβαίωσε αν μπορείς. Ωραία επίσης άλλο ένα νέο που ήρθε πριν από λίγο από τον Άγγελο είναι ότι το TZMGR σαν link άρχι στο παγκόσμιο και μπορείτε να το βρείτε εδώ. Σαμπάνια κανείς? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> έχω αγιορήτικο τσίπουρο, θέλει κανεί. Βάλε μωρέ. Βάλε μωρέ Α, γιορήτικο Α, Ναι, στην Κρήτη είναι τσικουδία, σωστά. Ρα Ραγκί, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, δηλώσει ενδιαφέροντο για παρουσίαση διάλεξη. Ο Άλεξ είναι σήμερα μαζί μα, δεν είναι. Όχι, μίλησα μαζί του ε, στο Skype. Ε, δεν θα, θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα. Ε, αύριο η παρουσίαση του ισχύει κανονικά πάντω. Ισχύει, είπε η παρουσίαση του αύριο. Ναι, κανονικά. Τι ώρα. Ε, Στι 10 είναι, μισό να Ακόμα δεν το πιστεύει ποτέ, ναι. Μου ήρθε λίγο ξαφνικό αυτο. Το είχαμε συζητήσει τέτοια από την προηγούμενη παρουσίαση που είχε γίνει του Φώτη. Εντάξει. Okay. Αύριο στις 10. Ωραία. Οπότε δηλώσει ενδιαφέροντας για την επόμενη λοιπόν διάλεξη. Ναι. Ε, έχει παρουσίαση αύριο. Ναι. Ε, τι θέμα είναι, τι ώρα είναι και ποιο την παρουσίαζει. Είναι δεκαευόρα παρουσία, και την κάνουμε Θα ήταν καλό ο θα μπορεί θα να παρευρεθεί. Ωραία, οπότε το Κώστα καταλαβαίνεις θα... τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εγώ έχω κάνει μια παρουσίαση, είχε κάνει μια και ο Γροντάς, έκανε ο Άλεξ. Α. Τώρα ποια είναι η σειρά σου, Κώστα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο για την επόμενη. Είσου να κάνω την μεταπόμενη. Κωνσταντίνε, ε, δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση για παρουσίαση, τουλάχιστον προς το παρόν. Βασικά, εγώ θα ήθελα να κάνω μία άλλα, δεν έχω το υλικό, έχω το θέμα όμως. Τελειά, εμένα ενδιαφέρει να παρουσιάζω κάτι σε πνευματικό πρευμα... επίπεδο, μία πνευματικότητα, τέτοια πράγματα. Άμα υπάρχει κάτι σε αντίστοιχο Venus Project που ασχολείται με την πνευματικότητα, ευχαρίζετε να τον αλάβω, παιδιά, αλλά ε, θα με δώσετε παραπάνω από τρεις εβδομάδε για να έτοιμα αυτό. Ε, μια και τώρα συζητάμε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε κάποιο να μου πένει συντομία ποια είναι η φιλοσοφία και ο σκοπός των ε, παρουσιάσεων σε, σε πρακτικό επίπεδο, πέρα από μια παρουσίαση και μια γενική συζήτηση, ε, το λέω αυτό επειδή δεν είμαι τόσο γνώστης ακόμη γι' αυτό. Η φιλοσοφία είναι να παρουσιάζεται, να παρουσιάζεται από ένα μέλο ένα, ένα θέμα και μετά να γίνονται ερωτήσει και απαντήσει. Το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι σχετικό, τέλο πάντων, κατά κάποιο τρόπο με το, με το κίνημα. Για παράδειγμα, ο Φώτης ο Γροντάς είχε κάνει μια παρουσίαση για, την, για το transition plan, για την μη βία. Εγώ είχα κάνει για την ανταγωνιστικότητα. Είναι τόσα θέματα τα οποία δεν είναι άμεσα σε σχέση υλικό του κινήματος, αλλά είναι επιμέρους θέματα τα οποία έχουν πάρα πολύ να κάνουν, κάνουν με το κίνημα. Ο σκοπός είναι η επιμόφρωση, ο προβληματισμός, η εξοικείωση του, του, του παρουσιάζοντος με τον προφορικό λόγο για να μπορεί σε περίπτωση που υπάρχει και ένα ζωντανό πάνελ να μπορεί να ανταπεξέρθει και σε μια παρουσίαση, σε ερωτήσεις, απαντήσεις Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Για να διακόψω μισό λεπτό. Θα μου επιτρέψετε, σε... θα μου επιτρέψετε να σας καληνυχτήσω κι εγώ, γιατί έχω μια ανοιγμένη υποχρέωση. Έγινε Σοκρατή. Καλή σα νύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή σας Σοκρατή. Γεια σας. Καλή, καλή. νύχτα. Λοιπόν, Γκάπριου λέει, τρει εβδομάδε, Σε φτάνουν. Πνευμα... Πνευματικότητα το, αν λες. Ε, εγώ απλά πάνε στη δεμ Ά, άμα είναι κάτι που ενδιαφέρει να ακούσουμε τα μέλη, εγώ μπορώ να το να λάβω, αλλά στις τρεις εβδομάδε από σήμερα και πρέπει να παρακολουθήσω μία, δηλαδή μπορεί και παραπάνω, να δω τι είναι, μπορεί να μπορεί, δεν μπορώ να το κάνω. Θα δω να παρακολουθήσω μία πρώτα, να δω τι παίζει. Δεν, δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω από την κάτω. Μάζεψε το υλικό σου και όταν είσαι έτοιμο, θα ανακοινώνεις. Ναι. Ναι. Ε... Οκ, ε, okay, παιδες, θα, θα ενημερώσω, άγελ. Εγώ έχω θέμα, το υλικό δεν έχω μαζέψει. Το θέμα το, για σένα το έχω και εγώ. Ε, θέλω να προτείνω κάτι εδώ, επειδή σκέφτομαι το θέμα των παρουσιάσεων. Ε, την περασμένη Κυριακή συμμετείχα και είχα ακούσει την ομιλία του Φώτη Γροντά. Ε, όπως νομίζω ότι έμεινε εκεί το θέμα, έγινε η παρουσίαση, έγινε η συζήτηση και πήγαμε παρακάτω, θα πρότεινα, Ακριβώ επειδή στις παρουσιάσεις τίθενται θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κίνημα να μπορούσε κατά κάποιο τρόπο η κάθε παρουσίαση να μην μένει στον χρόνο που έγινε αλλά η συζήτηση να συνεχίζεται μετά από αυτή. Για παράδειγμα, λέω τώρα κάτι που σκέφτηκα πρόχειρα θα μπορούσε το θέμα κάθε παρουσίασης ή και η ίδια η παρουσίαση, αν είναι σε γραπτή μορφή να μπαίνει σαν σε ένα αρχείο Κάπου στο site του TZM, στο φόρουμ, το βλέπουμε αυτό, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή. Για παράδειγμα, ο Φώτος Ιγροντάς, στην παρουσίασή του, έθιξε κάποια θέματα κέρια. Θα μπορούσαν αυτά να υπάρχουν κάπου και κατόπιν της παρουσίασής του να συνεχίζεται... Θέμα να αναφέρεται σε φόρουμ, κάπου μέσω κάποια συζήτηση. Αυτό σαν σκέψη απλά το καταθέτω. Ε, εννοείς να συνεχίζετε και μετά την ημέρα τη παρουσίαση, ε, Δεν καταλάβα δεν, δεν εννοώ στο Teamspeak. Ε, για παράδειγμα, θα μπορούσα να συνεχιστεί σε ένα θέμα συζήτηση σε φόρουμ στο site και. Όποιος θέλει να γράφει μια σκέψη, κάτι και έτσι να συνεχίζεται ένας διάλογος πάνω σε, στη θεαματική μιας παρουσίασης. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο, γιατί οπωσδήποτε μια παρουσίαση και μια ώρα συζητήσει μετά ε, δεν μπορεί να καλύψει κέρια θέματα για το κίνημα. Οπότε αυτό, αυτός που κάνει την παρουσίαση προφανώς να την έχει σε γραπτό σε γραπτή μορφή, να την καταθέτει στο φόρουμ και να συνεχίζεται η όποια συζήτηση εκεί όπου μέσα από αυτήν, σε βάθος χρόνου μπορεί να προκύψουν συμπεράσματα και τρόποι που δεν θα μπορούσαν να είχαν προκύψει στον αρχικό χρόνο που έγινε αυτή. Εδώ είναι το πρακτικό πρόβλημα μόνο ότι εντάξει, η δική μου παρουσίαση ήταν α πούμε μισή ώρα. Δεν μπο... Μια επιγραμματική, μάλλον εννοείται του όλου θέματο παρουσίαση ή έγγραφη έτσι, γιατί είναι τεράστιε οι παρουσιάσει. Όχι, η δική μου αυτό, ήταν μικρή, είναι. και ήταν ένα κείμενο δύο σελίδων φωτεινών. Λοιπόν, τρει, τι οποίε μπορώ να ανέσει να τι καταθέσω. Ναι, εντάξει. Τέλο πάντων, αυτό που γενικά είχαμε συσκεφτεί yeah. σε σχέση με τι παρουσιάσει ήταν ότι να γίνεται και μέσω timer και με χρήση του PowerPoint. Να γίνεται κάπω πιο οργανωμένα. Ε, αλλά αυτό δεν αποκλείει την πρόταση του, του Κωνσταντινού. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό παράλληλα. Αλλά θα ήταν καλό να ελιχθεί ο τρόπο παρουσίαση τη παρουσίαση. Δηλαδή, εκεί περισσότερο να επικεντρωθούμε. Ποιο γνωρίζει κάποια εργαλεία τα οποία μπορούσα να βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό, Εγώ αναφέρω την παρουσίαση. Νομίζω ότι και δεν είμαι σίγουρο αύριο, θα χρησιμοποιήσει light είναι ένα online εργαλείο που μπορεί να πάρει μια παρουσίαση σαν το να αστικά, και να τη δούμε, να βλέπουν όλοι. Α, ωραία. Οπότε υπάρχει θέμα επόμενης παρουσίασης. Ε, Αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ο... ο Βαγγέλης. Δεν βλέπω κάποιο άλλο ενδιαφέρον, οπότε μένουμε με αυτό για την ώρα. Ε, παιδιά, δεν είναι να γίνεται η παρουσιάση κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες, άμα δεν έχουμε... Αυτό είναι κάθε δύο εβδομάδες. Η... Μάλλον όχι. Μία φορά το μήνα δεν είναι, Κωστά, η καθε δυο εβδομαδες αλλά δεν Μία φορά το μήνα έχουμε πει. Ναι. ναι μία φορά το μήνα είναι η παρουσίαση, ε, Ευάγγελε. Ε, ακόμα γλύτερα. Ε, ναι. Ε, ναι. ε, οπότε η επόμενη θα είναι. Τι είπε, σαρία? Ε, πότε. Η επόμενη πότε θα είναι η επόμενη. Ε, αύριο επόμενο. Ναι, αύριο είναι η παρουσίαση του Άλεξ και μετά θα μας πεις εσύ, Εβάγγελε, πότε θα είσαι έτοιμο για τη δική σου. Αν έχει μαζέψει το υλικό κτλ. Το βλέπουμε. Ε, θα είσαι έτοιμο την επόμενη Κυριακή. ]orian. Θα σα ενημερώσω την επόμενη Κυρία. Α, οκ, οκ. Θα σα ενημερώσω. Να δω το κείμενο πριν. Έγινε. Καλά, ούτω ή άλλω, βασικά οι τελευταίε παρουσιάσει ήταν να πέσουν ταυτόχρονα. Γι' αυτό μοιράστηκαν μια εβδομάδα πριν και μια εβδομάδα μετά, έτσι δεν είναι. Απλώ αν ήταν μια φορά το μήνα, καλό θα ήταν πιστεύω να τηρηθεί από ένα μήνα και μετά η επόμενη. Εντάξει, θα το δούμε. Ε, Κώστα, να... να πάμε λίγα και προ το τέλο του meeting. Ε, αν, κάποιος, αν κάποιος δεν έχει κάτι, πες ε, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Οκ, okay, οπότε θα πρέπει Άρα, να κανονίσουμε... Νομίζω... Ναι, θα πρέπει να κανονίσουμε γη της Αθήνας, να μείνουμε λιγάκι, να, να δούμε ποια μέρα μας βολεί, ποια ώρα, για να βρεθούμε μεταξύ μα. έτσι. Και λίγο να επιγραμματικά, λίγο να συζητήσουμε και το θέμα του εκπροσώπου, του representative. Οπότε σε αυτό το σημείο σα καλή νυχτώ. Σας αφήνω να τα πείτε. Ενημερώστε με μόνο. Δεν το... σε διώχνω. Το ξέρω ότι δεν με διώχνει. Εγώ <laughs> <διώχνετε>. <laughs> ε, ε, α, Το μόνο που έχω να πω είναι ο τροχός πρέπει να κυλήσει μπροστά και σας διαβεβαιώ ότι θα ξοδευτεί όση ενέργεια έχω μέσα μου για να γίνει αυτό το πράγμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γιά και χαρά φωτιά Καλό βράδυ. και Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είμαστε τώρα από Αθήνα. Κώστας κόστα. Εγώ δύο. Τρεις ο κοσδίνο, τέσσερι ο Γιώργο, πέντε ο Κάρολος, Έξι ο Βαγγέλης, Ο Πάνος... Ο Πάνος, η δημητρα θα μας πούνε κάποια κουβέντα, Δεν γνωρίσουμε. Για; κάτι είχε δύο ο Απόλο για το μεταβατικό στάδιο. Οι νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό, για προσωρινό. Δηλαδή μπορεί να, να, να βρει τον Τίτρ <σχελίδιο> και τον Βιλμπέρτ για να πισκύλια στο Μέψιν και το Τιπα. Για θέμα τώρα, να κανονίζουμε λιγάκι για φυσική συνάντηση και θα το πούμε αυτό το βαγγέλιο. για την καθίδια, τη σκητάλη <συσκύνω> σου τώρα. Ναι, ναι. Για την πέμπτη, δεν είναι πω. Ωραία, πέμπτη 7 η ώρα. Θα, θα μπορεί Γιώργο Κωνσταντίν, Κώστα, Βαγγέλιο Φώτη. Το συντριβάνι Ο... τη πλατεία συντάγματο. Κάρο λε, όχι. Θα είμαι εξωτερικό. Θα είμαι εκτό Ελλάδο. Οπότε, με στα λήψη. Κυριακή βράδυ, θα φεύγω 5 χαράματα. Μ' ακούσατε, Ναι, σκεφτόμαστε. Πριν την Πέμπτη, τι γίνεται, Για μένα δύσκολο. Πριν την πραγή, πραγή, θα περίπτω. Είμαι λίγο τρεμό, παιδιά. Ακούσατε το τραγούδι. Φερόνο μέσα από την καρδιά μου, παιδιά. Μέσα την Να σε καλά. Καλλινύχτα, καλή. Γεια. Έχω πρόβλημα εγώ Τρίτη και Τετάρτη. Είμαι 12ωρο Κωνσταντ. Και η πέμπτη 7, πώς, πώς μπορούν. Την πέμπτη. Γιώργο, μπορείς. Ναι, ναι. Κωνσταντίνε. Ε, ναι, για πέμπτη είμαι μέσα. Εγώ μπορώ οποιαδήποτε μέρα και τετάρτη ότι αποφασιστεί. Ωραία. Για πέμπτη είναι μέσα. Ωραία, Βαγγέλη. Ναι, ναι, οπότε, οπότε αποφασίζω, ναι. Κυκλοφορούνται από δηλαδή την τη πέμπτη, στο Ραθίλιο. Όλες τις μέρες, στιάρα ε, Εντάξει, εντάξει. Χαράματα τη Πέμπτη είπε ο Κάρολο. Χαράματα είπε. Ναι, ναι, καμία. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ έχω πρόβλημα την Τετάρτη. Την Τρίτη Τετάρτη ο Κάρλος έχει την Πέμπτη. Τώρα αποφασίστε εσεί. Ωραία, δηλαδή το κάνουμε αύριο. Ε, και αυτό δεν αποκλείεται. Παιδιά, γενικά αυτή η βδομάδα να σα πω ότι δηλαδή είχαμε πολύ στριμμόκολα. Καλώς. Τότε είσαι ξεκαθαρός. Δεν ξέρω τώρα. Αν είναι η απαραίτητη φυσική μου παρουσία, το τι να σας πω. Δηλαδή, Δευτέρα είμαι κλεισμένος. Τρίτη πιθανότητα είμαι κλεισμένος. Τετάρτη θα ταξιδεύω πέμπτη χαράματα θα πρέπει να ξεκουραστώ. Είμαι ναι, το... ναι. Ξέρεις. Ωκ. Okay. Λοιπόν, ε... να πούμε πέμπτη-εφτά η ώρα. Είμαστε ok Στο... Πολύ ωραίο ήταν αυτό το μέρος που πήγαμε με τον Κωνσταντίνο. Ε, είμαστε στο okay σε αυτό, να το κλείνουμε για αυτό το θέμα. Εφτά okay. η ώρα, λοιπόν το ξέρεις το μέρος Γιώργο. Κάπου το έχω σημειώσει, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Πλατεία, στην Πλατεία Κοραΐ είναι, στην έξοδο του, του μετρό. Κο Κώστα, θυμάμαι. Κώστα, Κώστα, Κώστα Καφέ είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι στην Πλατεία Κοραΐ μέσα στη Στοά, που είναι τα πολλά, τα, πολλές οι καφετερίες και οι πιτσαρίες. Εντάξει το ε, Εντάξει. Πότε είπαμε Στο... τελικά. Εφτά η ώρα τέμπτη. Okay. Εντάξει. Από έξω ή πάνω στον όροφο. <laughs> εντάξει ρε φίλε τώρα γνωριζόμαστε εντάξει. Αλλά δεν ξέρουμε τον Γιώργο. Ε, θα φοράς την μπλούσα Ζάιντικη. Θα, θα ρεγαστείς. Εφτά η ώρα από έξω. Εφτά και τέταρτο όποιος δεν είναι, θα είμαστε πάνω. Εντάξει. 7 η ώρα έξω. 7 και 4 Μόλι ζεις κάτι περίεργους τύπου ε, μαζεμένου έτσι, θα καταλάβεις, Γιώργο. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, για το θέμα του εκπροσώπου, τι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Απαγγέλι, πες. Πες, Βαγγέλι. Okay. Είπες τι κάτι μπορεί, για τον εγώ, Απόλλον. Το, εγώ λέω για τον Απόλλον, ναι, προσωρινά που έχει προτείνει. Δηλαδή, να σε επαφή με ο Τίτερ και Γίλντερ και ακόμα και στο μίτινγκ μέσα να είναι, δεν πρόβλημα. Για να, ε, να προτείνω κάτι. Ε, εγώ δεν έχω κανέναν χρόνο με τον Απόλλο, εφόσον yeah. το παλικάρι μπορεί και συννοείται και θέλει και έχει το χρόνο, από μένα είναι ok. Δεν έχω κανένα θέμα. Okay. Ε, πρέπει να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία, δηλαδή yeah. να κάτσουμε να γράψουμε όλοι ο καθένα από μόνος του τα key points που θεωρεί ότι πρέπει να αναφερθούν να ταξινομηθούν αυτά, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, να φύγουν τα duplicates και να κρατηθούν αυτά που είναι όντως σωστά επιχειρήματα, για να κάνουμε δηλαδή ένα ρεζουμί όλων των απόψεων των μελών. Mm -hmm. Και εφόσον mm -hmm. συζητηθούν με τον εκπρόσωπο, στην mm -hmm. το προκειμένη περίπτωση εννοώ από όλο, να οριστεί η ημερομηνία, να κλείσουμε το ραντεβού και από εκεί και πέρα στο ραντεβού μπορεί να είναι παρόν και κάποιοι από εμά. σε μιούτ δεν είναι ανάγκη να μιλάμε απλώς να είμαστε παρόν να μπορούμε να γράψουμε κάτι στον αν χρειαστεί κάτι που μας ήρθε εκείνη τη στιγμή έτσι Μα εννοείται, θα είναι ανοιχτό για όλους θα είναι οπότε μιλάμε, λέμε για τον, τον απόλο, ο οποίος θα είναι εκπρόσωπος Εκπρόσωπός μας ε, για το σχετικό ζήτημα, γιατί ε, γενικότερα εντάξει, θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή στο μέλλον κάποιος ο οποίος να, παίξει, να είναι coordinator και θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα ο coordinator αυτός. Απλώς λέω ότι για το συγκεκριμένο, συγκεκριμένο θέμα είναι εκπρόσωπός μας ο Απόλλο. Με αυτό το σκεπτικό εντάξει, θα συμφωνήσω. Θα προτιμήσω τον Κώστα, θα προτιμήσω τον Κώστα, αλλά δεν ξέρω τώρα, εσεί θα, θα μου πείτε. Για το συγκεκριμένο μιλάς. Για το συγκεκριμένο μιλάς. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε εκπρόσωπο Ελλάδα, Ελλάδας, κάποιον, τον, τον απόλο που είναι στη Σουηδία. Είναι δυνατόν. Είναι, έχουμε και το event. Έχουμε θέματα τα οποία αφορούν, μας αφορούν εδώ, εμά. Αν όμω είναι Κοίτα. για το specific... Ναι, ναι Φώτη, ε, ουσιαστικά αυτό που συζήτησαμε πριν στο, στο meeting ήταν ότι... Να ορίσουμε εκπροσώπου προκειμένου να μιλήσουν για το θέμα διαμάχης και μόνο έτσι. Και γι' αυτό νομίζω εντάξει, ο Άγγελο. Ε, έχει γνώση έχει γνώση Και έχει και τι είναι, είναι και πιο παλιά. Είναι και πιο παλιά στο. Γκίλμπερτ πιο εύκολα. Οπότε νομίζω είναι, είναι καλό. Δεν είναι το θέμα με τη Χελάσα, παλιά είναι ο πιο παλιά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλώ να, να είναι ξεκάθαρο ότι έχει, έχει να κάνει καθαρά για το συγκεκριμένο topic. Είναι specific. Το, specific... Ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Έτσι. Αυτή... Αλλά δεν είναι και αυτή τη στιγμή εδώ για να, να μα πει πώ το βλέπει. Αν και το έχει πει yeah. βέβαια. Τα key points ε, είναι αυτά του... που έχει υποστάρει ο Μωάντζη, παιδιά. Όποιο θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτό. Το θέμα είναι πάντως ότι έχουμε και το event το οποίο έτσι τέλος πάντων θα το συζητήσουμε και στην συνάντηση τη φυσική ε, εντάξει. Οπότε Είσαι. ο Apollo θα να πρέπει, πέρα να πέρα πέρα να και πρέπει να μηνύσει με το φόλιο της event. Συγγνώμη, να πω κάτι, και δε, δεν θέλω να επέμπω απλώς να πω ότι οκ, ε, okay, καταλαβαίνω το σκεπτικό σας ε, απλώς ναι, είναι αυτό το θέμα των ε, φυσικών παρουσιών α πούμε, δηλαδή μετά πώς θα γίνει Εκτό κι αν Κατευθείαν με το πουληθεί το ζήτημα το ελληνικό ξανά αλλάξει. Όχι, αλλάξει. Βασικά ουσιαστικά τότε γίνει κανονική συζήτηση για το ποιοι θα είναι η national coordinators. Ναι, ναι. Υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει τότε γιατί δεν μπορεί να είναι national coordinator ο Apollo από τη στιγμή που είναι εκτό Ελλάδο. Δεν έχει αυτό. Δεν έχει νόημα αυτό. Ε, ναι, ξεχόμαστε... ε, ναι, θα πρέπει να γίνει πιο γρήγορα απλώ. Δηλαδή με το που τελειώνει αυτό το ζήτημα γιατί θα τελειώσει κάποια στιγμή, ε, τελειώνει και, το, και, και ο ρόλο του και το το ε, ε, από την κομμάτια. Πρέπει να τον έχουμε έτοιμο από τώρα σα σκαριά, τον επόμενο. Εντάξει, <laughs> ναι, αυτό είναι ε, άλλο θέμα. Δεν Οπότε... υπάρχει λόγο να βιαστούμε. Α δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα σε επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Α δώσουμε στον απόλυλο το feedback, θα κάνουμε την προετοιμασία του case. Να κάνουμε ένα ραντεβού μετά να το συζητήσουμε. Να κάνουμε ένα rechercher στο πούμε έτσι όπω το λέμε εμεί στη διαφημιστική. Και από εκεί και πέρα, εφόσον διαθετηθεί το ζήτημα, προχωράμε παρακάτω. Εντάξει. Καλά, Απλώς... ρε Καρόλα, είσαι διαφημιστική, δουλεύει δηλαδή. Ναι, το κερατόμωλα, δεν είμαι διαφημιστή. Είμαι, <laughs> είμαι υπεύθυνο μηχανογράφηση. Ελαιό δηλαδή. Γεια μη δεν μπορεί να, να φανταστεί τι μαλακίες ακούω όλη μέρα, αλλά τι να κάνω. Ξέρω, εγώ έχω δουλέψει με διαφημιστές και ξέρω την ευτυχώς οι περισσότεροι είναι καλά παιδιά, ξέρεις, δεν είναι δήθεν. Έχουμε και κάτι παπάρε, αλλά οι περισσότεροι είναι και... Okay. Παιδιά, είμαι over and out. Την πέμπτη, θα, θα, θα σα δω στη συνάντηση που έχουμε. Θα κάνει η Έλα Θα σας, σας ότι υπάρχει μια περίπτωση να... Να είμαι και Ελλάδα για τους επόμενους μήνες, αλλά θα δούμε αν βγει η πρακτική μου. Άντε, μακάρι. Το προσπαθώ. Μακάρι, Άγγελ. Πότε υπάρχει πρέπει να είσαι εδώ. Αν έβγαινε έτσι όπως θα το ήθελα, από Ιανουάριο μεριά, λογικά. Γιατί έχω στείλει βιογραφικά σε ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα τώρα και περιμένω ποντίσεις. Να σου πω, μήπω το κάνεις αυτό για να γίνεις coordinator. Όχι ρε, πως τίποτα το καταγράφεσαι. <laughs> σε φοβερός. Πιστεύω <laughs> ότι, ότι πρόκειται περί ίντρικας <laughs> και ολοκλοκίας. Μας το έριξε πολύ ξαφνικό αυτό. Όχι ρε, απλά σας το λέω, να κάνεις ένα meeting. Ναι ρε. Ειδικά σε ένα κύριε Πετράτε που ήρθε και έφυγε τότε στο, στο τέτοιο και δεν μα είδε καθόλου. Έχει να μου το λες αυτό, ε. Ε. Yeah. Το, το, το έχω προσέξει, έχει να μου το λες αυτό. Ε, φοβερό. Έ, δεν έχω καμία δικαιολογία, αλλά ήταν η περίοδος αυτή αρκετά δύσκολη για μένα. Να έχεις δει απλά να ξέρει ότι πρέπει να το ξεπληρώσει. κάπως κάποια στιγμή. Ναι. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για γίνει καφέ. At least. Λοιπόν, παιδιά, εγώ καληνυχτίζω. Και ε, εγώ καληνυχτίζω. Ποιος θα αναλάβει να κάνει, να κάνει να φτιάξει τα, τα σημεία που χρειάζεται για το event. Για να μοιράσουμε ρόλους. Η Βάση, η Κάρολ είναι στη στημένη Βάση. Είναι το γράμμα που σου λέω μου αντί. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε. Αυτά θα συζητήσουμε στη, στο meeting που έχουμε την, την πέμπτη. Παναλαμβάνουμε 7 η ώρα. Οκ. Okay. Έτσι, οπότε θα μάθεις, Κάρολ, ότι αποφασίσαμε και για σένα. Ναι. Εντάξει. <laughs> yeah. Εσύ, πραγματικά, χωρίς τη μιλάκα τώρα, τι, τι, τι θα μπορούσε να κάνεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να δω τη λίστα πρώτα. Με... Mm. Δεν ξέρω, παιδιά, αν δεν δω ποια είναι τα σημεία, δεν μπορώ να σας πω από τώρα. Οκ. Okay. Στο θέμα του poster, παράδειγμα... Ε... Yeah. Θα... Yeah. Εσύ... Yeah. Αν έχει έτοιμο το poster ο yeah. Φώτης και το δούμε και okay, καστικά και μας αρέσει, δεν υπάρχει κάτι να κάνω. Απλώ θα συνοηθώ με το φωτεινό. Τα κτέλ είναι δίπλα μου και μπορώ να πάω να τα παραλάβω. Καλά, καλά, καλά. Ωραία, έγινε. Έγινε, παιδιά. Κάτι νύχτατο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Θα... Την Πέμπτη και ένδυα. Έχω γράψει. Το... Δείτε λίγο το τέτοιο. Είναι ουσιαστικά το σάμαρ τη σημερινή. του σημερινού meeting. Ε... Έχω γράψει και κάποια. Τότε αν θέλετε να τα συζητήσετε αν θα σα βοηθήσει, μπορεί να μπει στο, στο αρχείο του Vision. Ή Google Groups. Οκ, ελεύθερια. Οκ, καλή νύχτα, παιδιά. Καλή νύχτα, καλή νύχτα κι επόμενα. Καλή, καλή νύχτα, καλή νύχτα, καλή νύχτα. Καλή νύχτα Καλή νύχτα, Εύανα. Ο Wattubi για ύπνο και έχει αφήσει το Μάλλον, μάλλον τον έπιασε ο ύπνος. Ξύπνα, ε χαμένε, ε χαμένε. Ε, καταλαβαίνω τίποτα. Ε, χαμένε, τι ε, πέμφυγο με εδώ πέρα προς τα το πέρα Ε, τελειώσα το. το. το. το. το. το. το. meeting. É, αυτό το. το. το. το. το.